Με τα δεύτερο ταξιδεύοντας με τα μουσικής. Jazz είναι ελευθερία Έτσι έλεγε ο Τελόνιου Σμόνκ Και αυτή την ελευθερία Ερχόμαστε να σας μεταφέρουμε σήμερα Εδώ από το ραδιόφωνο στο Πατάρι Από το μεταδεύτερο Που είναι στον πρωτό όροφο Του φιλόξενου δισκοπολίου Music Corner κάτω στο κέντρο της Αθήνας Καλημέρα λοιπόν Από το μεταδεύτερο Είμαι η Δέσποινα Σουγιούλ Στον ήχο είναι ο Σταμάτης Πάρχας Ξεκινάει ένας ραδιομαραθώνιος για τη μουσική jazz, Δίπλα μου είναι ο Τάσος Κοροτζής Αυτή τη μέρα από τις 10 μέχρι τις 6 Που έχουμε το ραδιομαραθώνιο για τη μουσική τζάζ Θα τη μοιραστούμε μαζί με τον Τάσο Καλημέρα Τάσο Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα και στο σταμάτι. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν με κάτι με Dave Brube Δεν ήθελα να βάλω αυτό Ήθελα να βάλω ένα κομμάτι το οποίο με έχει για πολλά χρόνια μου είχε φτιάξει τη ζωή θα έλεγα μου είχε φτιάξει την τη καριέρα την ραδιοφωνική ένα κομμάτι το οποίο θα σας το πω αργότερα και ήταν ε, πιασάρικο αρκετά για να μπορέσουν πολύ να ακούσουν jazz. εποχές ε, μιλάμε για το 1988 όταν ξεκίνησα την καριέρα μου και το οποίο εντάξει ήταν πολύ δύσκολο κυρίω σε καιρου ε, δύσκολου. Ε, όταν η ραδιοφωνία έπαιζε άλλα πράγματα και, και εγώ προσπάθησα να παίξω τζάζ Είμαστε στον αεράλιμμα λοιπόν, πάλι και ακούσαμε κάτι από Dave Μπρούβεκ με τον εξαιρετικό Paul Desmond ο οποίος έχει γράψει και τα περισσότερα κομμάτια και εμείς αναφερόμαστε κυρίως στον Dave Μπρούβεκ γιατί <laughs> είναι ο titolar όπως λέει η Ιταλή, είναι αυτός δηλαδή που έχει τον δίσκο και φαίνεται περισσότερο Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, δεν θα συνεχίσουμε. Ε, μετά από λίγο θα σας βάλω το κομμάτι που σας έλεγα. Ήδη λοιπόν έχουμε περάσει σε Duke Ellington, ο οποίος ε, παίζει οι κομμάτια του Colman Holmes. Και το Limbo είναι ένα από αυτά τα κομμάτια, τα οποία λίγο πολύ τα έχουν χορέψει όλοι. και ο Σταμάτης δίπλα μου. Και έχουμε περάσει το... Και έχουμε περάσει... Εν μεταξύ δεν τη βλέπω. Την με άσβου, κοιτάς, με προ... κοιτάς περίεργα. Ε, τι εννοεί ότι δεν έχω χορέψει εγώ λίμπο, Έχεις Έχει χορέψει, φυσικά. Μάλιστα. Mm. Τέλεια, γιατί και εγώ έχω χορέψει και ποτέ δεν τα κατάφερα να περάσω κάτω από την μπάρα που συνήθω βάζω. Ε, λοιπόν. Κυρία μου, σα ακούω. Κοίταξε να δεις ε, Εγώ θέλω λίγο να σε γιώσω ή να σε προσγιώσω γιατί σκεφτόμουν. Να... Ως μουσικός, ως μουσικός κλασικής μουσικής ε, ε, ε, άνθρωπος ε, Σκέφτομαι διάφορες, έχω διάφορες απορίες Να αρχίσουμε λοιπόν να τις λύνουμε μία-μία έτσι μια Και έχουμε πολύ χρόνο και ίσως χρειαστεί να το κάνουμε και για τους ακροατές μας Ας πούμε ψάχνω να βρω εδώ και πάρα πολύ καιρό Να δω ε, πώς πήρε το όνομά του αυτό το μουσικό είδος Γιατί το λέμε jazz και δεν το λέμε κάπω αλλιώ. Ξέρουμε Για <laughs> Νόμιζα ότι ξέραμε και οι δύο ε, Κοίταξε να δεις Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις Πάρα πολλές απόψεις ε, Οι οποίες ε, θέλουν να πάρουν την πατρότητα λοιπόν αυτού του ονόματος Η jazz. Εγώ βρήκα μία που μου άρεσε πιο πολύ Υπάρχει ένα ρήμα στη γαλλική γλώσσα που λέγεται Ζαζέ uh. ε, αυτό το ρήμα λοιπόν σημαίνει κουτσομπολεύω φλιαρό, κυρίως φλιαρό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η άποψη που λέει ότι από εκεί από το ρήμα ζαζέ στα γαλλικά, πήρε το όνομά της η μουσική τζάζ ακριβώς γιατί είναι μια φλίαρη μουσική με την έννοια του αυτοσχεδιασμού που είναι πάρα πολύ βασικό, χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό δομικό σε αυτό το είδος της μουσικής. Έτσι λοιπόν η λευκοί της Νέας Ορλεάνης και σήμερα βέβαια στη Νέα Ορλεάνη μιλούν γαλλικά και από το ρήμα «ζαζέ», φλιαρία και περνάω σε σένα. Είναι γεγονός από το νέο Λέάνι Έχει αρχίσει όλη αυτή η ιστορία Με την jazz Η οποία μαζί με την μπλουζ Ήταν ε, ό,τι θα έλεγα Η αρχή και για τη μοντέρνα μουσική Γιατί κακά τα ψέματα Δεν υπήρχε blues και jazz Δεν θα υπήρχε ούτε ροκ Ούτε άλλα ε, πράγματα Πρωτοποριακά ε, Του σήμερα Λοιπόν η Jazz ξεκίνησε Γύρω στο 1890 Αν δεν κάνω λάθος από τη Νέα Ουλεάνη με πολλά στοιχεία από την ε, ε, Δυτική Μουσική από την ε, Δυτική Ευρώπη θα έλεγα και από την Δυτική Αφρική Τώρα γιατί τα λέω αυτά γιατί η Δυτική Αφρική είχαν ε, πολύ μουσική ε, Αφροαμερικάνοι που είχαν ε, σχέση με, το, με τα κρουστά ε, και πήραν πολλά στοιχεία από την ε, Ευρώπη ε, όσον αφορά τα Reeds δηλαδή, θα μας πει Εν τω μεταξύ δεν την βλέπω, που είναι μπροστά ένα μόνιτο. Α, δεν μπορώ να το πω, να πω να όλα εγώ. Ε, πες και εσύ κάτι. <laughs> ναι. ε, τα ρίτς λοιπόν που είναι δηλαδή τα σαξόφωνα, τροπέτε και όλα τα συναφή τα οποία ήταν περισσότερο ε, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και όχι στην ε, Αφρικανική. Πολύ τα μπερδεύουν. Ε, με τους Αφρικανούς είχαμε μεγαλύτερη σχέση κυρίως με τα κρουστά και αυτό φαίνεται τους έχουμε ταυτίσει με τους χώρους και τα και τα κουνήματα όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας με την ε, μουσική όχι μόνο με την τζάζ γενικά ε, λοιπόν για να περάσουμε να ακούσουμε ακόμα λιγάκι και θα σας πω κι άλλα ή θα μας πει Από τη Δυτική Αφρική λοιπόν έχουμε γύρω στο 19ο αιώνα μία μεταφορά των μαύρων στις Ηνωμένε πολιτιές, στο νότο των Ηνωμένων Πολιτείων και μαζί τους κουβαλούν ό,τι έχουν και δεν έχουν παραδόσεις, κυρίως λατρευτικές στιγμές, λατρευτικά έθιμα και βέβαια πολλά και αφρικάνικα χαρακτηριστικά από τη δική τη μουσική. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με με ρυθμική πολυπλοκότητα και με την πολυρυθμία που έχουμε σε αυτή τη μουσική και φυσικά πολύ διαφορετικές μουσικές κλίμακες, αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που δεν έχει ε, υιοθετήσει, δεν έχει γεννήσει ε, ο υπόλοιπος κόσμος. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα και θα πούμε γι' αυτό. Ε, μεταφέρονται επίσης ορισμένα είδη τραγουδιού, φόρμες, και βεβαίως ε, ο αυτοσχεδιασμός όπως είπαμε και πριν Τάσο Που ε, είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε συσταθεί Και το λέω κυρίω για σένα γιατί εσύ έχεις σχέση με τη μουσική Γιατί πολλοί θα ρωτήσουν μα, τι είναι, γιατί σου γιούν Το είπα πριν, πον... το είπα, είμαι μουσικός αλλά έχω Περί... σπουδάσει κλασική μουσική Ναι δεν έχει σημασία, έχεις, ξέρεις όμως και μερικά πραγματάκια όπως τι είναι τα blue notes και όλα αυτά που έχουν σχέση με την jazz. Έτσι δεν είναι. Τι είναι τα blue notes. <Ρι> ναι. Κοίταξε, σήμερα περίμενε να έχει συννεφιά. Για να σου πω ότι είναι και blue day. Ε, ε, το blue ε, έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ε, στη μουσική, στη μουσική jazz. Ε, εμένα μου δίνει... Μια μελαγχολία αυτή η blue ας πούμε τσαχπινιά ε, Αυτές οι ιδιαίτερες νότες και Για πες όμως και εσύ Εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα και, Τέλος πάντων ξέρω για Blue Notes Ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει σημαδέψει την όλη πορεία τη jazz <laughs> Blue πολλά... Notes <laughs> εταιρεία <laughs> ναι. Πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη εταιρεία Και γίνονται πολλές φορές επανα... επαναλήψεις Πώς το λένε αυτό το πράγμα όταν ξαναβγάζουν ας πούμε επανεκδόσεις. τα επανεκδόσεις, πολύ σωστά ξέρεις λόγω ηλικίας δεν μου έρχονται πολλές φορές οι λέξη. οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι δίπλα μου και θα είναι μεγάλο βοήθημα για την πορεία άλλωστε είναι 8 ώρες και... αν δεν μου έρθει στη συνέχεια θα, θα ζητήσω τη βοήθεια και από την δέσμενα την οποία δεν βλέπω και από σένα στα μάτια λοιπόν, ε, λέγαμε λοιπόν, τέλος πάντων να σας ακούσουμε τώρα και θα τα πούμε για Blue Notes και λοιπά. Ακούμε τον Goldman Hawkins, έναν ε, σεξοφορήστα, ο οποίος εμένα και αυτός με έχει μαγεύσει σε όλα αυτά τα χρόνια ε, ο οποίος έχει κάνει πολλά πράγματα από τη δεκαετία του 20 παρακαλώ, 20-30 και ε, ήταν τυχερό γιατί και στη δεκαετία του 50 που ακούμε τώρα, έχει κάνει πολλά ωραία πραγματάκια ενώ έχει ξεκινήσει σε φόρμους περισσότερο... Ε, ε, θα έλεγα swing ακούμε λοιπόν το Moodsville από το Father Bill ένα από τα παλιά του καλά άλμουν Λοιπόν στο πατάρι, στο ραδιόφωνο, στο πατάρι, στο music corner, στο μεταδεύτερο Πήρα κόκκινα γυαλιά, δεν έχει σχέση με την τζάζ καθόλου Αλλά πήρα κόκκινα γυαλιά για, για να είναι η δύο, ίδια δύο, με το τάσου Και να πούμε λοιπόν, γιατί αφήσαμε μια εκκρεμότητα από πριν Blue notes, blue note... Ε, τη μουσική που ακούμε όλοι ε, αυτή τη στιγμή... Ε, ...έχουμε δύο ειδών κλίμακες... ...τις Μίσωνες και τις Ελλάσσονες... Ε, ...είναι ένας ευρωπαϊκός, ένας δυτικός τρόπος... ...και τώρα λοιπόν με τις Blue Notes... ...έχουμε μία πεντατονική κλίμακα... ...η οποία έρχεται και προσθέτει αυτή την Blue Note... ...αυτή τη μία νότα λοιπόν, την έκτη νότα... ...αυτό είναι όλο το μυστικό... Γιατί όμως η, αυτό το συνέστημα που δίνει αυτή η Blue Note, ε, όταν ακούμε jazz μουσική όλοι το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, μας χτυπάει λίγο στην καρδιά, καμιά φορά, Blue Note λοιπόν, η έκτη νότα σε μία πεντατονική κλίμακα, καμία σχέση με τις μύρλωνες και ελάσσονες που ξέρουμε συνήθως όλοι. Τρόποι λοιπόν πολύ για να εκφραστούμε μουσικά και... Σας αφήνω στον Τάσο, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει έρθει ο πρώτος μας καλεσμένος. Μη φύγετε, γιατί θα τζαμάρουμε ζωντανά. Λοιπόν, ε, πολύ ωραία τα είπε η Δέσποινα. Εγώ να σας πω μόνο ότι ακούμε ένα εξαιρετικό πιανίστα. Ένας πιανίστα ο οποίος έχει γράψει και κυρίως με τρίο φοβερά πραγματάκια. Και μιλάμε για το Red Garland την εποχή λοιπόν του 59 ήταν έκανε φοβερά πραγματάκια τα οποία έχουμε την τιμή να κουμε όπως το κομμάτι που ανήγγειτο το άλμπουμ το Shit Jam Blues από το Groovy από το τρίο του Red Garland Κυρίε και κύριοι, σα έλεγα προηγουμένω για το κομμάτι που άρχισε πριν 35 χρόνια αυτή η εκπομπή. Όχι, αυτή η εκπομπή. Τέλο πάντων, μια εκπομπή η οποία ήταν και στην επαρχία, μάλιστα δεν ήταν εδώ στην Αθήνα και άρχισε με αυτό το κομμάτι, το Take 5, που δεν είναι του Dave Brubeck. Είναι του Paul Desmond. Είναι μαζί, βέβαια. Το ακούσα από το σαξόφωνο και ε, οπωσδήποτε ε, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Πολλοί λοιπόν άκουγαν αυτό το κομμάτι. Ε, και μετά ίσως έμεναν, ίσως έφευγαν Αλλά ήταν το πιασάρικο που λέμε στη γλώσσα Τη δικιά μας την ραδιοφωνική Που δημιουργούσε εντυπωσει Και τους κρατούσε κάποιους Αυτό ήθελα να πω και συνεχίζουμε Κυρίες ή κύριοι η Δέσποινα έχει να παρουσιάσει κάποιον εδώ Έχουμε λοιπόν φιλοξενούμενο εδώ στο σπίτι μας Στο μεταδεύτερο Έχουμε καλεσμένο, έναν πολύ αγαπημένο φίλο και πολύ σπουδαίο μουσικό. Χρήστος Κλαδάς, καλώς ήρθες λοιπόν Χρήστο. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας. Έχουν αρχίσει, έρχονται και τα δώρα. Εδώ στα χέρια μου κρατάω ένα CD που λέει Jazz Suite νούμερο 1, Χρήστος Κλαδάς. Να πω ότι τον Χρήστο... Πριν δύο μέρες τον ακούσαμε σε, ένα, σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με φίλους της Jazz. Είναι συνθέτης, είναι μουσικός, είναι ενορχιστρωτής και κυρίως ένα καταπληκτικό σαξόφωνο. Ε, διδάσκει μουσική, είναι δάσκαλος μουσικής, διδάσκει σαξόφωνο και από ό,τι λέγαμε τώρα έξω εξειδικεύεται και αυτό το προσέξαμε προχθές που σε ακούσαμε Χρήστο, στον αυτοσχεδιασμό. Για πες λοιπόν... Όλα καλά. Όλα <laughs> καλά. Τι γίνεται με τον αυτοσχεδιασμό. Ε, είναι μία μεγάλη τέχνη. Είναι μία μεγάλη τέχνη που φέρνει τη σφραγίδα της jazz, Δηλαδή σίγουρα οι Αφροαμερικάνοι ήταν αυτοί που έχουν αναπτύξει. Συνεχίζουν να αναπτύσσουν. Αυτή την τέχνη της στιγμιαίας ε, σύνθεσης περισσότερο από όλου. Νομίζω είναι το γήπεδό τους. Ναι. <laughs> Κοίταξε... Ε, εγώ είμαι μουσικός, αλλά πάντα, επειδή είμαι στην κλασική μουσική, μάλλον πάντα, όχι πάντα, σπάνια, παίζω αυτοσχεδιαστικά γιατί εκτελώ μια παρτιτούρα. Πολύ δοσμένη, πολύ συγκεκριμένη. Σκέφτομαι λοιπόν ότι υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση, ότι ο σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο είναι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτείς, χωρίς να χρειάζεται να το έχει μελετήσει. Απλώς εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται στη μουσική Είναι αλήθεια και σε ρωτάω για να το ακούσουν και οι ακροατές μας Γιατί έχω καταλήξει ότι δεν συμβαίνει κάπως έτσι Για πες Δεν συμβαίνει καθόλου έτσι Καθόλου, έτσι Σε Έτσι λοιπόν ε, Ο αυτοσχεδιασμός έχει όλους τους κανόνες της σύνθεσης Δηλαδή και όταν σκέφτομαι εγώ και όταν αναλύω και όταν διδάσκω Διδάσκω με όλους τους κανόνες της σύνθεσης Μάλιστα. Λοιπόν, Άρα είναι, είναι κάτι μελετημένο είναι, ουσιαστικά. Ναι, ναι βεβαίω. Είναι σύνθεση της στιγμής. Ε, το έχουν κάνει, υπάρχει πόσο το λένε, από την αρχή της μουσικής, ίσως να είναι και η αρχή της μουσικής, υπήρχε πάντα, υπήρχε πάντα και υπάρχει και στην κλασική μουσική, ο Μπαχ θεωρείται, όπως και ο Μπετόβεν, από του μεγαλύτερου όλων των εποχών, ε, είναι μία σύνθεση της στιγμής και με αυτούς τους κανόνες παίζει. Ναι, σκέφτομαι άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο και σκέφτομαι λοιπόν καθώς μελετάει ένας τζαζίστας ε, περνάει από διάφορους δρόμους Περνάει από μια μουσική φρασιολογία Περνάει από όλα αυτά τέλο πάντων που του φτιάχνουν τον αυτοσχεδιασμό Υπάρχει περίπτωση εκείνη τη στιγμή στο ζωντανό που είσαι Να παρακάμψεις όλο αυτό έτσι για λίγο για μια στιγμή Να το παρακάμψεις και να κάνεις μια αλλαγή ε, τυχαία Μια αυτοσχεδιαστική αλλαγή συμβαίνει, γίνεται, είναι εύκολο Νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις Όχι à, μόνο μάλιστα. συμβαίνει. Άρα είναι μία μίξη όλο αυτό. Εάν, εάν εδώ πάντα υπάρχει ένα μεγάλο debate μεταξύ νομίζω κυρίως των μουσικών τη jazz αλλά γενικά των ανθρώπων που αυτοσχεδιάζουν. Κατά πόσον το προσχεδιασμένο, δηλαδή ναι. αυτό το solo που έχει στήσει, να το πω λίγο πιο πρακτικά κάποιος ε, σε ένα στούντιο και βγαίνει και το εκτελεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ζωντανά σου κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι αυτός ο ναι. δηλαδή αυτό το πράγμα για ένα τζαζίστα δεν είναι ε, για παράδειγμα από εκεί και πέρα μέχρι υπάρχουν διάφορα επίπεδα που ε, σίγουρα προετοιμάζεις πράγματα, σίγουρα μελετάς πράγματα, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που τα παίζεις και τα ξαναπαίζεις ε, όμως ε, σε ποιο βαθμό αυτό το προσχεδιασμένο έρχεται και καταργεί την ίδια την έννοια του αυτοσχεδιασμού Είναι, είναι αυτές οι λεπτές γραμμές Ναι είναι αυτή, Δηλαδή κανονικά ο αυτοσχεδιαστής πρέπει να αντιδράει εκείνη τη στιγμή Δηλαδή να γεννάς μελωδίες αυτόματα ναι, και ίσω ενδεχομένω το κοινό και το κλίμα που φτιάχνετε να σε προδιαθέτει και για κάτι τέτοιο, έτσι Βέβαια, δεν είναι. Βέβαια, εννοείται. εννοείται. Μάλιστα. Ε, νομίζω με όλε τι μουσικέ συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και ένα κλασικό μουσικό, αν ρωτήσεις, η διαφορετική συνθήκη δημιουργεί διαφορετική εκτέλεση του έργου. Σωστά. Πόσο μάλλον Σωστά. όταν αυτοσχεδιάζει. Ναι. Χρήστο, επειδή σε άκουσα προηγουμένω, ε, στον αυτοσχεδιασμό σου είχε κάποια στοιχεία από κολτρένι. Ε, σου αρέσει μάλλον. Ναι. Κουβαλάμε όλα αυτά που έχουμε μελετήσει ε, και έχουμε αγαπήσει. Εννοείται. Δηλαδή από... Ε, πώς το λένε. Εγώ πολλές φορές στον εαυτό μου ακούω και κομμάτια της παράδοσής μας πολύ κρυμμένα ναι. γιατί έρχεσαι από αυτό το background. Ναι. Νομίζω... Και τον μπαχ σε κάποια φάση μπορεί να ακούσω Ναι τον Coltrane εννοείται Ναι ναι γιατί έχεις, έχεις αυτό το, το, το πράγμα Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ Το, το σχεδιαστικό σου τμήμα το, το οποίο ήταν πραγματικά ξεχωριστό Σε ευχαριστώ Ήταν δηλαδή δεν ξέρω με ξάφνιασε να σου πω την αλήθεια γιατί Δεν σε είχα ξανακούσει live ναι, ναι. Καταλάβες Οπότε μ' άρεσε αυτό και μου φέρνει στοιχεία έτσι και από κολτρένι και από όλα αυτά που λες. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα το... βεβαίω βέβαια. Να ακούσουμε ένα κομμάτι μέχρι να δώσουμε στο Χρήστο τη δυνατότητα να οργανώσει τον ήχο του εδώ, στο στούντιο, στο πατάρι του μετά δεύτερο Και θα, θα τον ακούσουμε και live Και φυσικά βεβαίως, μετά βεβαίως. live, αλλά επειδή είμαστε μελετημένοι έχουμε λοιπόν το Jazz Suite νούμερο 1. να ακούσουμε ένα κομμάτι λοιπόν από αυτό το CD, από αυτή τη δουλειά Θα ακούσουμε το πρώτο, το άδρια Και φτιάχνουμε τον ήχο μα. Ναι, ναι. και ερχόμαστε Οκ, okay. okay, πάμε κουσαμε το κομμάτι που ανοίγει το album, είναι το Adrian. Πρέπει να αναφέρω όμω και του μουσικού, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο ε, Χρήστο Κλαδά. Ο, εδώ που θα τον ακούσετε τώρα και σε solo. Ε, είναι στο tenor και στο πράσινο σαξόφωνο. Ο Δημήτρη Παπαδόπουλο είναι στην τρομπέτα και φλεγγγγιο χόλν. Όπω λέγει ο φίλο μου που κάνει κούφι <laughs> από την Αμαλιάδα. Λοιπόν. Ο Μένιο Γούναρης είναι στο πιάνο Ο Γρηγόρης Δοδωρίδης είναι στο μπάσο Και ο Δημήτρης Εκλόνης ε, είναι στα ντραμς Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα <Συλίδη> τη νύχτα μέρα ή τη μέρα νύχτα μάλλον ε, τη μέρα νύχτα, μέρα νύχτα πάμε, γιατί πραγματικά είναι, είναι, είναι, είναι ένα κομμάτι το εκπληκτικό το οποίο αν τα ακούσεις στα μεσά, και μετά είναι το κάτι άλλο mm. πιστεύω και το έπαιξε φοβερά Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, ε, δεν και συνεχ... Όχι δεν θέλει. θέλει απλώς θα βάλω Α. το επόμενο κομμάτι okay. απλώς, εγώ τον ευχαρίστησα για αυτό που μα έδωσε για το πρώτο. Έπονται πολλά. Λοιπόν, ε, πάμε στο επόμενο να ακούσουμε την κοντούλα λεμονιά, που είναι βεβαίως, ένα κομμάτι. Βεβαίως. Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Περίμενα από το τίτλο να ακούσουμε κάτι τελείω ελληνικό. γιατί ο τίτλο είναι Κοντούλα Λεμονιά. Τελείω ελληνικό είναι. Δεχμένο από Έλληνε μουσικού, ελληνικό στούδιο. Λέω ρε παιδί μου, επειδή πολλέ φορέ παίρνουμε στοιχεία από δημοτικά τραγουδία μα και τα έχουμε μετατρέψει. Κυρίω εσεί οι μουσικοί, όχι εγώ. Εντάξει. Εδώ είναι το τελείω διαφορετικό και χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα Λοιπόν, παρακαλώ κυρία ε, θέλω να σε ρωτήσω Χρήστο Καταρχήν είναι Κλαδάς, εδώ στο παταρί του δεύτερου, Είμαστε στο ροδιομαραφθώνιο Jazz που οργανώσαμε σήμερα για το Σάββατό σας Και Χρήστο σκέφτομαι ότι κανείς δεν γεννιέται τζαζίστας Έτσι δεν είναι έτσι, έτσι, Κάποια ναι. λοιπόν αφορμή έρχεται και τον χτυπάει στην καρδιά Και ξεκινάει να μελετάει και να πηγαίνει σε άλλους δρόμους Πώς συμβαίνει σε σένα αυτό ε, ναι ε, εντάξει νομίζω ως παιδάκι και εγώ λίγο με το ρόκα σου με τράβηξε στη μουσική έτσι τα 60's και μετά το blues και μετά όταν άκουσα και πρώτη φορά σαξόφωνο στη θερλική ταινία το Blues Brothers ah, γνωστή, μάλιστα λένε. λέω, λέω αυτό, αυτό είναι αυτό είναι το όργανο αυτό είναι ο ήχος και από εκεί σιγά σιγά στη jazz και η πρώτη σου δουλειά? Ε, η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά, μιας και βλέπω απέναντι και την αφήσα, ήταν με τον Δημήτρη Πουλικάκο και τους απροσάρμους τους, στο ετήσιο μνημόσυνο του Παύλου του Σιδηρόπουλου, εδώ λίγο πιο πάνω στο Άν. Πολύ σημαντική στιγμή. Ναι. Και για σένα, ναι, ναι, ναι, αλλά γενικότερα σκέφτομαι ναι, ότι ναι. θα ήταν πολύ σημαντική ναι, στιγμή. Ναι, γιατί ήταν, ήταν, ήταν ίνδαλμα για μένα ο Σιδηρόπουλος Μέχρι τα 17-18 μου Μετά εντάξει εκείνη την ηλικία Είχα αρχίσει... Μου την είχε βαρέσει Τζάζ στο κεφάλι με, να το πω να έτσι Αλλά μπορείς. παρόλα αυτά ήταν Πολύ κοντινό και εντάξει Και για όσου τον ζήσαμε νομίζω Ήταν ένα rock star, ας πούμε Που δεν Με όλη την καλή έννοια που δεν έχει βγαλεί ένα rock performer να ε, το πω Ο απόλυτο ροκ στάρα όπως ε, συνηθίζεται ναι. να λέγεται Για ναι. κάποιες Βρέθηκα να παίζω με την πάντα του και βέβαια και ο Δημήτρης Πουλικάτος ήταν ένας θρύλος ήδη τότε. Mm. Επειδή ξέρω ότι διδάσκεις σαξοφόνος στο Εθνικό Οδείο της Ιλιούπολης, θέλω να μου πεις λίγο για τα παιδιά για τα παιδιά που έρχονται να μυθούν και σε αυτό το μουσικό όργανο αλλά και σε αυτό το είδος. Τι βλέπεις, πώς είναι τα πράγματα, ε, λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα από τότε, από το τώρα και μελλοντικά τι θα συμβεί με όλο αυτό που γεννιέται μέσα από μια αίθουσα μουσικής που σπουδάζει κανείς την τζαζ μουσική και το σαξόφωνο. Ε, δυστυχώς δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Γιατί. Ε, με αυτό που βλέπω γενικά να συμβαίνει στην ελληνική αγορά Γιατί καταρχήν γενικότερα και παγκοσμίω και πολύ ειδικότερα εδώ υποχρηματοδοτείται χρηματοδοτείται ο πολιτισμός Έχουμε mm. μια πολύ σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης Και, ε, χρηματοδοτούνται, ε, άλλα πράγματα, δηλαδή και χρηματοδοτούνται άλλα πράγματα Και χρηματοδοτούνται άλλα πράγματα Μουσικές πι... διαφορετικές το οποίο, για να το πω έτσι σε πολύ λίγες γραμμές αυτό το πράγμα που συμβαίνει την τελευταία 15 ετία 20 χρόνια στην Ελλάδα έχεις, okay, έχεις πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με τη τζάζ πηγαίνουν να σπουδάζουν έξω έρχονται καταπληκτική μουσική το επίπεδο των μουσικών και λόγω μουσικών σχολείων ναι. είναι ένας, έχει παίξει ρόλο ε, έχει ανέβει ε, κατακόρυφα και από την άλλη δεν δημιουργεί κοινό. ναι βγάζοντας ε, τη μουσική ως μάθημα γενικής παιδείας έξω από το εκπαιδευτικό μα σύστημα, τώρα κάτι έχουν κόψει και από το λύκειο ή γενικά ναι, ε, ναι. Ε, όταν ξέρω ώρας, εγώ η κρατική τηλεόραση τι να μιλήσουμε για τα ιδιωτικά μέσα, α πούμε, δεν παίζει ούτε μία ώρα μουσικής, κανονικής μουσικής, ό, δεν μιλάμε για την τζάζ, να παίξει κλασική, να παίξει πραγματικό ροκ και κανένα ιδιωτικό κανάλι. Ελάχιστε όρε. Σω... Δηλαδή, πώ θα δημιουργήσει κοινό. Ναι, μελλοντικού ακροατέ. Ναι, ναι, αυτό σωστά. είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν, Οπότε εμένα έρχον... λίστε μόνο και τίποτα άλλο. Δηλαδή. Οπότε, εγώ δεν βλέπω ότι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο στο δύο. Έχει ανέβει το επίπεδο των καθηγητών και τα λοιπά ναι, Για να ναι. σου το απαντήσω. Ε, έρχονται κάποιοι άνθρωποι όπω και παλιότερα. Α, έχουμε ακούσει το σαξόφωνο. Μα ενδιαφέρει να μάθουμε. Δηλαδή. Το επίπεδο, το, η μουσική ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού να το πω έτσι Είναι όπως ήταν στη δεκαετία του 80 Απλά έχουμε πάρα πολύ καλούς μουσικούς αυτή τη στιγμή και είναι πιο κρίμα Ναι, κατάλαβα τι λες ε, Δεν έχουμε μελωδικούς ακροατές αλλά εμείς είμαστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορείς να βρει τέτοια μέρα τέτοια ώρα Και σε παρακαλώ να συνεχίσουμε λοιπόν Κατάλαβε που το πάει Μελετώντας <laughs> και αυτοσχεδιάζοντας Εδώ στο πατάρι του μεταδεύτερου Στο Music Corner Που μας φιλοξενεί σακουμέ. ακούμε Α, Να Οκ ε, ναι, Okay. Ε ναι. Χρήστο κλαδά λοιπόν ζωντανά εδώ στο μεταδεύτερο στο σπίτι μας στο ραδιομαραθώνιο τζάζ που για πρώτη φορά συμβαίνει στο πατάρι του ραδιοφώνου μας Σε ακούμε mm, -hmm. mm -hmm.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 πεις Χρήστο τί ήταν αυτό που ακούσαμε αυτό ήταν το I fall in love too easily Τώρα, ah, I fall in love too easily ε... το συνθέτη. επικίνδυνα <laughs> χούγια επικίνδυνες συνήθειες ποιο νου ah, το συνθέτη δεν το θυμάμαι είναι η αλήθεια ε, αλλά έχω στο μυαλό μου την εκτέλεση του Τσετ Μπέικερ βασικά <laughs> ναι ναι και όπω λέω στου μαθητέ μου, πνευστό μουσικό όργανο, το σαξόφωνο. Και ο Άντρουφ Σαξ οφείλεται σε αυτό το όνομα αυτού του μουσικού οργάνου. Είναι αλτό το. Όχι σαξοφόνο, είναι τενόρο. Τενόρο. Είναι πολλά τα είδη του σαξόφωνου. Ε? Είναι σοπρανίνο, σοπράνο, alto και τέτοιο. Τέσσερα βασικά, αλλά υπάρχουν και. <laughs> και καινούριε κατασκευέ. και υποκατηγορίε. Ναι, ναι. Κάσο. Ε, ήθελα να πω κάτι λοιπόν για το παθιάρικο στυλ που βγάζεις Εμένα μου θυμίζει λίγο σταν η όλη ιστορία ε? Λιγάκι <ε> όχι και, Ναι, ναι. ναι. ναι. ναι. τσετμπέκερ Τσετμπέκερ Όταν... εντάξει παίζει <χι> κορνέτα τρομπέτα τέλο πάντων Το σαξόφωνο το δικό σου βγάζει ένα πάθος ε, Για πες μας λίγο γι' αυτό γιατί μα έχει κάνει τη μέρα νύχτα εδώ. Ε, ε, ε, <laughs> Δεν μπορώ να περιευτολογήσω <laughs> πολύ. Και κυρίω δεν μπορεί τέτοια ώρα 11 και 7 να μιλήσει για πάντα. Ε, και, δεν έχω 11 και 7 ακόμα το, πρωί. το δεύτερο καφέ μετά από ξενύχτη. Ε, είναι γεγονό πολλέ φορέ το ότι μπορούμε να μετατρέψουμε. Η jazz έχει αυτή, αυτή την ποιότητα, αυτό το πάθο το οποίο μπορεί να βγάλει ο καλλιτέχνη και να δημιουργήσει άλλε στιγμέ, άλλε. Ε, Πώς να σου πω α, Αλλά π.χ. τώρα είναι προηγία Το βλέπουμε Όμως με, τε, με το δικό σου τρόπο Μας ταξιδεύεις στη νύχτα Και λοιπά, και είναι κάτι πολύ όμορφο Ευχαριστώ <laughs> Λοιπόν Θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάτι ακόμα Και το έχω έτοιμο εδώ Λοιπόν Θα ακούσουμε αυτό Συγκεκριμένα ακούμε το Ανατολικό από το ε, δίσκο σου το Jazz Suite No.1 και μιλάμε για τον Κρίστο Κλαδά που έχουμε την τιμή να είναι μαζί μα σήμερα. Κλαδάς. Ε, και ζωντανά, αλλά και από το σιτή του, ένας σπουδαίος αξιοφωνίστας Είμαστε εδώ παρέα, στο ραδιόφωνο του Μεταδεύτερου, ζωντανά, στο ραδιομαραθώνιο Σήμερα, Σάββατο λοιπόν, 22 Απριλίου Και λέμε και διάφορα καθώς παίζουν οι μουσικές και τρέχουν Και τώρα, Χρήστο, θα σου πω μια φράση Jam session είναι αυτό το οποίο το ακούω πολύ συχνά από τους τζαζίστες Το ακούω βέβαια και ως ελληνοποιημένο ρήμα τζαμάρο ε, Είναι σχέση που φτιάχνεται τυχαία μεταξύ ε, πολλών μουσικών της τζαζ Είναι κάτι που το έχουμε συμφωνήσει και θα συναντηθούμε Για πες μας λίγο γι' αυτό ε, Ναι, ε, νομίζω η ιστορία του Τζαντσέζιον έχει ξεκινήσει ω εξής ε, την εποχή του Μεσοπολέμου ή και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν είναι, είναι η εποχή των Big Bands, ε, υπήρχαν κάποια κλαμπάκια, νομίζω, στο Χάρλεμ κυρίω, ε, που πηγαίνανε μετά τη δουλειά, ε, κυρίω οι Αφροαμερικάνοι μουσικοί, α πούμε, για να αυτοσχεδιάσουν ελεύθερα. Είναι μια κοινωνική διαδικασία. Ναι. Ε, και εκεί βέβαια γεννήθηκαν και πάρα πολλές ε, συνεργασίες μέσα από αυτή τη διαδικασία δηλαδή γνωριστήκαν άνθρωποι, είδαν ότι ταιριάζουν ότι του ενδιαφέρουν ναι, οι ναι. του και νομίζω έτσι έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα είναι πια μια τζαζ παράδοση δηλαδή ε, όπου υπάρχει τζαζ κοινή υπάρχουν και τζαμ σέσιον ε, συνήθως οργανώνουν τα κλαμπ μια house band που λέμε, ένα ναι, πασίστα ναι. δηλαδή, ένα ντράμερ και πιθανότατα ένα πιανίστα και προσκαλούν όλους τους μουσικούς που ενδιαφέρονται να πάνε εκεί, να αυτοσχεδιάσουν, να ζητήσουν να παίξουν κάποιο κομμάτι και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζονται οι άνθρωποι. Και αν έχω καταλάβει καλά πια, ε, υπάρχουν και λίστες. Με ποια έννοια το λέω, το λέω γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα κομμάτια, πολύ γνωστά, τα οποία... Είναι αδυνατόν ένας τζαζίστας να μην τα ξέρει και άρα λοιπόν σε μια τέτοια τυχαία συνέβρεση ξέρουν λίγο πολύ και κάποια κομμάτια που είναι συγκεκριμένα. Είναι έτσι? Ναι, είναι έτσι, υποτίθεται ότι πρέπει να είσαι οπλισμένος με ένα βασικό ρεπερτόριο έτσι. να μπορείς να πας να παίξεις σε ένα jam session. Έτσι λοιπόν, jam session είναι η τυχαία αυτή συνάντηση, ξεκινάει, ε, κάποιοι μουσικοί συναντιούνται, πολλές φορές χωρίς να το έχουν προετοιμάσει, αλλά και άλλες φορές με πολύ συγκεκριμένο ρεπερτόριο και ε, να ακούσουμε... Ένα κομμάτι ακόμα, γιατί ξέρετε αγαπητοί ακροατές, εδώ μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος στο στούντιο και προετοιμάζουμε τους επόμενους καλεσμένους, τις επόμενες ζωντανές μουσικές. Έχουμε σε λίγο μάλλον θα έχουμε το Στέφανο Κοζάνη, ένα σπουδαίο συνθέτη πιανίστα. Έχει φέρει και μουσικά όργανα εδώ, θα ακούσουμε ζωντανά μουσική. Α ακούσουμε λοιπόν... Ένα κομμάτι για να μας δώσετε λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε με τους επόμενους καλεσμένους μας. Εδώ, από το μεταδεύτερο, στην ηχοληψία ο Σταμάτης Πάρχας. Α, θα πω αυτό που είπες πριν, Σταμάτη. Θα πω αυτό που είπε τώρα: Μπορεί να με το θυμάμαι. Ο Σταμάτη δεν έχει μικρόφωνο, θα το μεταφέρω αυτό. Το έχω ακούσει πολλέ φορέ να το είναι λέει. Έχει, ακολύπτει, έχει έχω μικρόφωνο. Α, έχεις. Έχει. έχει. Έλα, πε το λοιπόν, μόνο σου. Πέστε. Αυτό με, τους, ε, με, τους, με το κοινό, ότι όταν. Α, ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε για του ζαζίστε. Τους... Μεταξύ των ζαζιστών έχει βγει Ότι <σχερ> ένα ροκά μουσικό είναι αυτό ο οποίο παίζει τρία κόρτα και έχει από κάτω δύο χιλιάδε ανθρώπου και τον ακούνε. Ένα ζαζίστε είναι αυτό που παίζει δύο χιλιάδε και έχει από κάτω τρει ανθρώπου που παρακολουθούν. Έτσι, Και έχει sold out, άμα έχει τρει. Εμεί ελπίζουμε λοιπόν μετά το ραδιομαραθώνιο να γίνετε πολύ περισσότεροι και να αγκαλιάσετε την τζαζ μουσική σε όποιο είδο σα αρέσει, σε όποιο είδο διαλέξετε. Πάμε λοιπόν να. να ακούσουμε δούμε το τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο, το τελευταίο κομμάτι πέραμε. από Γιατί το. Και περιμένουμε και άλλοι από κάτω. Βεβαίως. Και έχουν αρχίσει, ξέρει. Βεβαίω, βεβαίω. Χρήστο Λαδά, Κάτι θέλει να πει ο Χρήστο για... Να, να, δούμε, να, δούμε, να, δούμε. Να, να μην το ξεχάσω, γιατί να, μην το να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την προσκλήση και πολύ ωραία πέρασα Την τρίτη λοιπόν που μας έρχεται, 25 του μηνός, στις 9.30 το βράδυ ε, Παρουσιάζω αυτή την Jazz Suite ε, στο κατεξοχή Jazz Club της ε, πόλης, το ιστορικό Half Note ε, με αυτή την υπέροχη μπάντα, δηλαδή κλονί στα Τύμπανα, Θεοδωρίδη στον Πάσο, Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα Μένιος Γούναρης ε, στα πλήκτρα και θα έχουμε και γκες τον Γιώργο Σταυρουλάκη στην Κιθάρα, με τον οποίο... Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα και την άσκια γκόφα που έχουμε που σε λίγο θα την έχουμε κοντά ε, μα. Θα παρουσιάσουμε κάτι μαζί ε, και θα χαρούμε πάρα πολύ. Εμεί ξέρουμε και, και, και, και μια άλλη ημερομηνία δικιά σου. Στο Μίγκου, έτσι δεν είναι. Όχι, oh, δεν έχω κάνει στο Μίγκου. <laughs> δεν δε θα παίξει το, το Μάιο. Όχι. Όχι, δεν, δεν έχω okay. κάτι Εξώ και έχουν κανονίσει και δεν μου okay. έχουν πει Ακόμα Αυτό είναι, να πο... με πάρουνε είναι, είναι πολύ oh, no. καλό Είναι πολύ καλό Καλή αντάμωση λοιπόν στις 25 θα είμαστε εκεί Στο Half Note Χριστός ευχαριστούμε πάρα πολύ Που σε φιλοξενήσαμε εδώ στο σπίτι μας Και έπαιξε ζωντανά μουσική για εμάς Τάσο Παρακαλώ Θα βάλουμε μουσική Βεβαίω, κάτι δικό του το τελευταίο κομμάτι που ακούμε για Σήμερα από τον ε, λαμπρό μα εδώ που είναι, μισό λεπτό να σα πω ποιο είναι, For my father. Έχουμε οργανωθεί, έχουμε συνδέσει μουσικά όργανα, έχουμε καινούριου καλεσμένους Είμαστε στο πατάρι του Μεταδεύτερου, στο Music Corner, Πανεπιστημίου Κεμπενάκη Στο ραδιομαραθώνιο που για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο στο πατάρι μας συμβαίνει σήμερα, 22 Απριλίου Και κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Πατσιώτης και ο Στέφανος Κοζάνης Θα ξεκινήσω όμως να προλογίσω τον Κωνσταντίνο ε, έχουμε συναντηθεί και με του δύο, και με τον Κωνσταντίνο και με τον Στέφανο. Συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες σε μια καταπληκτική εκδήλωση σε ένα μπαρ, σε μια τζαζ έτσι, παρουσίαση που είχαν και με δικά τους κομμάτια. Μα, μάλιστα, τον Στέφανο τον πείσαμε να έρθει εδώ και δεν τον <laughs> είχε Τον βρήκαμε, τον μαγκώσαμε. Αυτό. Αυτό κάνουμε τον μαγικόσαμε λίγο. Λοιπόν. Μόνο, όχι μόνο αυτό, mm -hmm. αλλά θα παίξει και live τώρα. Και θα παίξει και έχουμε live. Και, έχουμε, και σε αυτό. έχουμε ετοιμαστεί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Κωνσταντίνο, με τον Πατσιώτη, ο οποίος είναι ο, κοντρα, ο κοντραμπασίστα τη παρέα. Ξέρω λοιπόν Κωνσταντίνε, καλώ ήρθε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθες λοιπόν εδώ στο σπίτι μας στο μεταδεύτερο Ξέρω ότι έχεις κάνει σπουδέ mm. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο mm -hmm. Μάλιστα λέγαμε ότι είχαμε και τον ίδιο καθηγητή, Έτσι. τον Χάρη τον Ξανθουδάκη ε, Και έχεις τελειώσει από εκεί και βεβαίως συνεχίζεις τη μουσική σου πορεία κάνοντας κοντραμπάσο Σπουδάζεις, συνεχίζεις τελειώνοντας από εκεί και πια... Τώρα είσαι επαγγελματίας μουσικός, mm -hmm. σε συναντάμε σε διάφορες συναυλίες, σε διάφορα τζαμαρίσματα, όπως λέγαμε και πριν. Mm -hmm. Πες μας λοιπόν λίγα ναι. πράγματα για σένα ναι. και για τις δουλειές που ετοιμάζεις φυσικά. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Mm -hmm. Έχομαστε τα καλύτερα. Ε, λοιπόν, ναι, όπως είπες, τελείωσα την Κέρκυρα, των μουσικών σπουδών, την Ειδικής Τζάζ. Ε, και είχα την τύχη να γνωρίσω πολλοί σπουδαίου καθηγητέ και σπουδαίου ανθρώπου και συμφοιτητέ με του οποίου βρισκόμαστε πλέον με αρκετού από αυτού στην Αθήνα τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, συνεργαζόμαστε μεταξύ μα και οι απόφοιτοι του Ιουνίου και απόφοιτοι από άλλα πανεπιστήμια στην Ολλανδία και την Αμερική και από άλλα μέρη. Ε, γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα ε, όλα αυτά τα χρόνια και δισκογραφικά και στα τζαμαρίσματα που είπε. Ε, έχουν, ε, η σκην έχει περάσει διάφορες φάσεις και πολύ καλές και πιο δύσκολες και με τον COVID και λοιπά ε, προσωπικά έχω ξαναστήσει το project μου το οποίο λέγεται κόστος πατσίου τη Quartet πριν ε, δύο-τρεις μήνες περίπου κυκλοφορήσαμε το πρώτο μας single με τίτλο Unexpected Invention ε, μπορούμε να το ακούσουμε και στη συνέχεια αν θέλετε ναι. και βρισκόμαστε τώρα στη δικασία ηχογράφηση του πρώτου μου δίσκου ε, Η πριν περίπου 2-3 εβδομάδε και είμαστε τώρα στη διαδικασία της μίξης ε, του εξοφύλου των διαδικασιών για την έκδοση. Ε, και στο βίντεο φαίνεται πολύ ωραίο αυτό από ό,τι βλέπω. Ναι, μάδρο. έχουμε κάνει και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Έχει, το έχει φτιάξει ο φίλο μα ο Πάνος Ελλειόπουλο. Ο έχει... ναι. Θε να μα πει και για του υπόλοιπου δημιουργού που συνεργάζονται ναι. μαζί σου σε ναι, αυτό ναι, που θα ναι, ακούσουμε ναι. σε λίγο. Φυσικά παίζουμε παρέα με τον Γιάννη το Παπαδόπουλο στο πιάνο, με τον Μιχάλη Τζιφτσή στην κυθάρα. Του οποίου ήμασταν και συμφιλητέ στην Κέρκυρα και στα ντράμπιν είναι ο Δημήτρη Οκλονή. Είναι κουαρτέτο. Δε, δεν είσαι Κέρκυραίο. Δεν είμαι Κέρκυρα, ah, όχι. Μάθη νέο, αλλά την Κέρκυρα τη νιώθω σαν με. πατρίδα κάπω. Σαν δεύτερο σπίτι. Γιατί η Κέρκυρα έχει, βγάζει πολλού μουσικού, ναι. ε, έχουν αυτό. Έχει παράδοση. Πολύ απλά. Αυτά είναι ισιότυπα που τραγουδούν ναι. κιόλα ναι. πολύ. Ναι, όλη η προ... ναι, όλοι οι άνθρωποι που πέζουν ένα μουσικό όργανο στην Κέρκυρα υπάρχει παράδοση, υπάρχει μουσική παντού. Κωνσταντινέ, στον ακαδημαϊκό χώρο, στο Ιόνιου Πανεπιστημίου. Επειδή εγώ δεν έχω πέρασει από το Πανεπιστήμιο, mm -hmm. εγώ είμαι απόφυτο οδείου. Mm -hmm. ε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ακαδημαϊκή έδρα. Ναι. Θέλω να μου πει λοιπόν, ποιο είναι ο χώρο που δίνεται σε αυτό το είδο μουσική, στην τζαζ, mm -hmm. στον ακαδημαϊκό πια χώρο, ναι. Πώ δηλαδή είναι η νέα αφορμή που έρχεται από τι σπουδέ σου ή από όλα αυτά που προσλαμβάνει εκείνη την εποχή που βρίσκεσαι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ε, νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι κάπω ένα. Ε, Πώς το πω, ε, μια κατάσταση η οποία συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται. Ε, δηλαδή, εγώ όταν, εξελίσσεται, όταν πήγα στην Κέρκυρα, ή, ήξερα πολύ λίγα πράγματα για την τζαζ. Ε, το μουσικό σχολείο που πήγε να με βοήθησε να έρθω λίγο κάπως σε επαφή. Ε, και νομίζω ότι όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, τότε άνοιξε αυτός ο κόσμος της τζαζ και του, της ακαδημαϊκής ας πούμε, κατεύθυνσης, το πώς μπορείς να σπουδάσεις αυτή τη μουσική. Ε, και είναι εκεί ας πούμε μέσω των ε, επαφών που είχαμε τους καθηγητές μέσω των μαθημάτων της κοινότητα που δημιουργείται αρχίσαμε και αρκετοί από εμά, και καταλαβαίναμε τι γίνεται κάτι που γι' αυτό είπα ότι εξελίσσεται κάτι, και αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει αυτή τη στιγμή γιατί πολλοί απόφυτοι πλέον βρίσκονται στα μουσικά σχολεία ω καθηγητές και πλέον αυτός ο ζωντανός οργανισμός υπάρχει και στα σχολεία και γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί το ότι αν υπάρξει καλή συνεργασία μεταξύ των σχολείων, των πανεπιστημίων, του Υπουργείου, θα δούμε πολύ σπουδαία πράγματα στο μέλλον, γιατί είναι μια, ένας οργανισμός, όπως είπα, που συνεχώς θα εξελίσσεται και θα παράγει νέο έργο και μουσικά, καλλιτεχνικά και με σπουδίες μουσικούς, ε, οπότε ναι, εγώ εκεί το συνάντηση... Παρ' όλα αυτά υπάρχει μάθημα στον ακαδημαϊκό χώρο που έχει σχέση με την τζάζ. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, υπάρχει στην Κέρκυρα μια ξεχωριστή δίκευση, η οποία έχει ένα κλάδο μαθημάτων που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτικά μαθήματα. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, μπορείς να κάνεις ειδίκευση πάνω σε αυτόν τον τομέα, να βρεις ένα μουσικό όργανο ε, που να σου ταιριάζει... Ε, που επίση και αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή, τώρα φαντάσου ότι πηγαίνουν παιδιά που ήδη βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο για να σπουδάσουν ένα όργανο. Δηλαδή, εγώ φαντάσου πήγα σαν ηλεκτρικό μπασίστα και εκεί ανακάλυψα το κοντραμπάσο Μάλιστα. και το σπούδασα. Ε, κάτι το οποίο πλέον δεν συμβαίνει. Πηγαίνουν τα παιδιά πολύ πιο έτοιμα. Ε, και ναι, υπάρχουν λοιπόν μαθήματα, υπάρχουν σύνολα, ε, πολύ διαφορετικά σύνολα μεταξύ του. Δηλαδή, και αμυγό τζάζ αλλά και ελεύθερο του σχεδιασμού. Ε, ένα πολύ ωραίο ε, κορμό μαθημάτων. Που προσωπικά ναι, μου έχει αφήσει ένα ωραίο. Τέλειο. Τάσο, δεν με βλέπει. Τάσο. Ε, ε, <laughs> πάμε να ακούσουμε κάτι. Είναι ελαλίστατο, Θα <laughs> βάλουμε <συσχελίστα> κάτι <συσχελίστα> να ακούσουμε. Γιατί. εντάξει, περιμένουν και έξω και οι άλλοι και θα συνεχίσουν να Μπορείτε να βάλετε το πρώτο μας το unexpected version. Ακριβώ. Το έχουμε Ναι, λοιπόν. Πάμε. Ακούσαμε το Unexpected Invasion Από το κουαρτέτο του Κώστα Πατσιώτη Και εδώ δυστυχώς δεν έχουμε το δοξάρι Γιατί δεν έφερες και το δοξάρι Γιατί δεν έφερες το δοξάρι <laughs> Είναι εκπληκτικό κυρίες και κύριοι <laughs> με το δοξάρι <laughs> Μου έκανε φοβερή εντύπωση προχτές που τον είδαμε <laughs> live Και του... παίζει συνέχεια με το δοξάρι δηλαδή Ναι, ναι αυτό πολύ. είναι λίγο σπάνιο θα έλεγα Κυρίως θα έστα ε, ε, Μπορεί και σε κάποια σε περίοδο να ήταν εύκολο, θα, ήταν, ε, μισό λεπτό θα ήταν εύκολο να χαμηλώσουμε λιγάκι Την ένταση στα ακουστικά μου Ωραία. Παρακαλώ ε, Όλο θα γίνει ναι, ναι, Φυσικά, φυσικά. <laughs> ε, Κοίτα Σε μια περίοδο μπορεί να μην το συναντάγαμε Συχνά αλλά πλέον το δοξάρι υπάρχει Πολύ στη μουσική στη jazz μουσική και υπάρχουν πολλοί Έλληνε κοντραμπασίστες που τα τελευταία χρόνια έχουν σπουδάσει και κλασικό κοντραμπά όπω και εγώ. Και το χρησιμοποιούμε αρκετά πλέον. Και μου έκανα εντύπωση που το χρησιμοποιούσε με, με, με έναν τρόπο στραβό, θα έλεγα. Έτσι. Τι εννοεί είναι... στραβό. Δηλαδή δεν ήταν κατευθείαν πάνω ναι. στι κορδές ήταν λίγο στραβά. Εντάξει, μπορεί να τις... ήταν για σημεία που θέλαμε να ξέρουμε. κάνουμε ναι, κάποια εφέ ή εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ το τονίζω γιατί αυτό που έβλεπα. Το ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι. <laughs> Να βάλουμε στην παρέα μας και ακόμα έναν μουσικό, όχι ψέματα, δεν βάζουμε έναν μουσικό στην παρέα μας, βάζουμε έναν μηχανικό πολυτεχνείου και θα μας εξηγήσει τι γίνεται λοιπόν, πως ένας μηχανικός πολυτεχνείου, ο Στέφανος Κοζάνης, ο οποίος πρέπει να σας πω, επίσης τον ακούσαμε πριν λίγες μέρες, είναι ένας εξαιρετικός πιανίστας, ένας συνθέτης με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Πως λοιπόν ένας μηχανικός πολυτεχνείου βρίσκεται στην παρέα σε μια παρέα jazz Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στο σπίτι μας το μεταδεύτερο Στέφανε. Καλημένα σας, καλώς σας ήρθατε. Καλώς Ευχαριστώ ήρθες και πες μας τι συμβαίνει με σένα. Πώς βρίσκεσαι από το Πολυτεχνείο στη τζάζ μουσική και μάλιστα είσαι βαθιά χωμένος για τα καλά μέσα σε αυτό το είδος μουσικής. Ε, πολυμήχανος μπορείτε να πείτε. Πολυμήχανος <laughs> έχει <laughs> δίκιο. Όχι. Ε, το επάγγελμά μου είναι μηχανικός, το προγράφος μηχανικός. Από αυτό διοπορίζομαι αλλά με τη μουσική έχω μια βαθιά σχέση από την παιδική ηλικία και είναι συνέχεια δίπλα μου και... Δεν μπορώ να διαχωρίσω την προσωπικότητά μου από τη μουσική. Άρα σπουδάζεις από μικρός λοιπόν μουσική. Ναι και έχω μια βουλιά μηχανικού ευτυχώς στο δημόσιο που είναι σχετικά, δεν είναι τόσο απαιτητική όσο ενεργοτάξιο ας πούμε που μου δίνει χρόνο και... Εκονομική δυνατότητα να πληρώνω το νίκηό μου για να μπορώ να παίζω μουσική. Αλλά εξασκή και το ναι. χόμπι, λοιπόν. Αυτό ε, το, είναι χόμπι, καλά. Που κατά δεν. Βάση. Εγώ που σε άκουσα να παίζεις δεν είναι καθόλου χόμπι. Έχει κάνει σπουδέ μουσικέ. Ναι. Αυτό είναι ολοφάνερο. Είναι ο τρόπο που αυτοσχεδιάζεις, ο τρόπο που φτιάχνει τι παραλλαγέ πάνω σε ένα θέμα, ακόμα και ο τρόπο που συνθέτει. Είναι, είναι στίγμα ότι έχει κάνει σπουδέ μουσικέ. Πε μα, λοιπόν. Πώς μπαίνει στη ζωή σου η τζαζ μουσική? Ε, καταρχάς έχω σπουδάσει κλασικό πιάνο με τον Φανάση Τρικούπη. Ναι. Ε, έχω πάει το δίπλωμα πιάνο κτλ. Ε, αρκετά χρόνια δεν είχα έτσι μια σταθερή σχέση με τη μουσική... να παίζω σε χώρους πάρα πολύ ή σε κονσέρτα κτλ. Και, και τα τελευταία δέκα χρόνια κάπως ξαναμπήκε... ξεκινώντας μαθήματα στο ατενέου με τον τζαζ ε, πιάνο με τον Γιώργο Μικρό τζαζ αυτοσχεδιασμού με τον Σιλβιο Σύρο ε, α, τον είχα και... τον με καλέσει το Σιλβιο Σύρο δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει ναι, θα έρθει όπως όπου... κάποιος, ναι. κάποιος άλλος Ωραία, στη έτσι. θέση του αργότερα από όπου και αποφύτησα πρόσφατα και σιγά σιγά αυτό με έβαλε ήταν πάντα η α... ε, είχα μια αγάπη στην τζαζ ήθελα κάπως να το προσεγγίσω πιο παιχτικά και... Ε, και... αυτή η μετάβαση από την κλασική μουσική στην τζαζ μουσική πόσο χρόνο σου πήρε ε, Αυτέ οι σπουδέ δηλαδή που κάνεις μετέπειτα αυτή η μετάβαση Βασική τεχνική οργάνου στο πιάνο δεν, δεν, δεν διαφέρει κάτι Ένα, ένα σωστός ε, ήχος και μια σωστή τοποθέτηση στο πιάνο δουλεύει σε όλα τα είδη μουσική. Άρα αυτό καταρχάς. που δουλεύεις πιο πολύ είναι οι δρόμοι, οι τρόποι είναι, με του οποίου παίζεις Ναι, αυτό το τα voicings όπως λένε στην νομιολογία Δηλαδή πως φέτης τις χορδίες για να συνοβεύσεις κάποιο σχήμα ε, ναι. ή κάποιο σωλιστικό όργανο ε, ναι. Αυτοί πολύ... δύο τώρα με το πιάνο θα μας, ναι, ναι. Είμαστε... <laughs> μας τρελάνουν είναι... <laughs> Αυτό που θέλω να πω για τον Στέφανο ε, ως μουσικός έτσι ακούγοντας τον λίγο προχθές είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ έντονο ύφος ε, και πολύ δυνατό στον αυτοσχεδιασμό και στις παραλλαγέ. Mm. Κάποιες στιγμές δηλαδή έχεις παρασυρθεί, έχεις χαθεί Αλλά στο τέλος ξανά σε βάζεις το βασικό θέμα ναι, Βεβαίως μαεστρία είναι, είναι χαρακτηριστικό Βεβαίως χαρακτηριστικό όλο, και, ναι, και της είναι, jazz μουσικής ναι, Ακριβώς ναι, το ήθελα να πω και είναι εγώ προσωπικό. Και επειδή mm. όλα εδώ λοιπόν στο μεταδεύτερο γίνονται ζωντανά Με τα συν και τα πλήν που μπορεί να έχει μια ζωντανή μετάδοση εμεί θα σταθούμε στο πολύ συν αυτή της στιγμής ότι έχει συνδεθεί και θα παίξεις ζωντανά για μας κάτι εδώ σε ένα πολύ μικρό οργανό πληκτροφόρο ναι, που φέρει, έχει φέρει τρεις οκτάβες ε, αλλά, αλλά... Ε, εμείς θα τον νιώσουμε 24 γιατί εντάξει, εντάξει 7 έχει. <laughs> είναι η μαγεία του μουσικού οπότε Στέφανε ο μουσικός λόγος σε σένα λοιπόν ε, να παίξουμε λίγο ε, το Blue in Green του Miles Davis έχει χρεωθεί, μάλλον το έχει γράψει ο Μπί ε? Ναι, Έτσι, εμείς είναι. δεν θα διαφωνήσουμε. <laughs> ε, είμαστε, βλέπει πάρα πολύ φρόνιμοι όλοι. Σε ναι. ακούμε, λοιπόν. Μπράβο όπως κάνω Τρεις οκτάβες, δέκα δάχτυλα Και διαφωνίες, διαφωνίες, διαφωνίες Φοβερές, έβδομες, ένατες, αυξημένες Ελαττωμένες, δέκατες, τρίτες Τι είναι αυτά Ενδέκατη, οξημένη ε, ναι. Είναι, <laughs> είναι <laughs> πολύ έντονο το άκουσμα ναι. ε, Εσύ ξέρεις από αυτά, ξέρεις Τον ε, χαιρετάω εδώ, το δίπλα Τον <laughs> το δίπλα, ε, το δίπλα, κάτι ξέρει και εκείνος ε, Πες μας λοιπόν τώρα Στέφανε αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι, τι σχεδιάζεις ποια είναι τα σχέδιά σου σε σχέση με την τζαζ μουσική μη μας πεις ως μηχανικός ναι. δεν θα το καταλάβουμε, μπορεί και να μην το εκτιμήσουμε τελικά οπότε πες μας για τα σχέδιά σου στη μουσική ε, Μάλλον θα επικεντρωθώ στο project που Έχουμε με τον Κώστα αυτή τη στιγμή και την Άσια Αγκόφα η οποία περιμένει να μπει. Ναι, ναι. Και η οποία θα ε... μα βάλει τι φωνέ τώρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό γιατί την είδα. Τώρα, τώρα στο <laughs> φεύγει το δικό μου. Ναι, αλλά θα είναι, είναι μελλοντικέ φωνέ, οπότε θα το εντάξουμε στη, στο ραδιομαραθώνιο. Έτσι. Λοιπόν, με τον Κώστα και την Άσια έχουμε ένα jazz τριό του Jazz Tales. Και πρόσφατα ήσασταν στο εκεί στο, ναι. και, και στον Ορφαία που σα ακούσαμε και στο στούντιο. Καταπληκτική δουλειά. Ε, ναι. Μπήκαμε στο στούντιο να γράψουμε τη μουσική μας με άλλους δύο υπέρχους μουσικούς, τον Αστάση Γούλιαρη στα Τύμπανα και τον Φωμά Μητρούση στην Κιφάρα και σε ένα κομμάτι είναι, έχουμε και στη συμμετοχή του Κιλά Ντάτσμον. Πότε ε, θα βγει αυτό το, το CD? Σύντομα είναι στη φάση της μίξη, του mastering. οπότε μπορεί και μέσα στο Μάιο να γίνει μια ψηφιακή κυκλοφορία και όσο νουκώ και σε φυσικό μέσο σε CD. Θα το παρουσιάσω πρώτο εγώ ας πούμε Το έχετε υποσχεθεί έτσι Τώρα μόλις υποσχεθήκαμε Δεσμεύεστε Αυτό ξεκίνησε από ένα κομμάτι που είχα γράψει Μέσα στο lockdown Το οποίο έβγαζε κάποια συναισφήματα Λίγο δίσκο Αυτό που βιώναμε Και Ήθελα πάρα πολύ να το ταγωγήσει Η Νάση Αγκόφα με την οποία γνωριζόμασταν Ήμασταν φίλοι αλλά ήταν για μένα ένα ύμβαλμα στην jazz. Είναι η αγαπημένη μου ιστοστραγουδίστρια. Και σκεφτόμουν τη φωνή τη, πόσο, το... πόσο ωραία φατέριαζε. Και τελικά βρήκα το φάρο να τη το στείλω και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ε, είπε να κάνουμε ένα σχήμα για να παίζουμε αυτά τα original. Μας, ε, μου σύστησε τον Κώστα, ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό μουσικό, εξαιρετικό παιδί συνεργάτη. Τι να πω και έβεσε όλο αυτό το πράγμα και τελικά το ένα έφερε το άλλο και ναι, σε λίγο καιρό βγαίνει αυτή η δουλειά. Ωραία, να mm. τα να ακούσουμε κάτι ακόμα. Θα ακούσουμε, ακόμα. ναι, ναι, ναι, να είμαστε... Θα ακούσουμε το οργανικό, Μαζί. το οργανικό, ναι. Είναι ένα λαμέντι, δηλαδή ένα σφαιρινός, το οποίο το είχα yeah. γράψει πριν τρία, τέσσερα χρόνια, όταν είχε γίνει το τραγικό συμβάν στο, στο μάτι... <Δελαιοίη> ε, <Δελαιοίη> και είχα εσφανθεί πάρα πολύ άσχημα και πολύ δύσκολα με τη σκέψη του τι είχε συμβεί σε κάποιους ανθρώπου αμ... αμ... που φαμπόσανε να ήταν οι φίλοι μας, φαμπόσανε ήταν οι συγγενείς μας και αυτό συνέβη πάλι πρόσφατα με τα τέμπη. <Δελαιοί> και <Δελαιοί> είχα ανάγκη να, κάπως να νιώσω καλύτερα να λυτρωθώ και πρόέκυψε αυτή η μουσική και εντάξει πιστεύω ότι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτή τη μουσική δεν είναι τόσο η λύπη η αλλά δρίψη. η ανάγκη να έχουμε λύτρωση ναι. από αυτό και πόσο μας βοηθάει η μουσική να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις βύσκολες καταστάσεις ε, οπότε ναι το εντάξαμε στο βίσκο ε, έχει ένα υπέροχο έτσι εισαγωγικό που παίζει ο Κώστας στο φέμα στο κοντραμπάσο και μετά Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε και τους δυο και όλους τους υπόλοιπου σε αυτό mm -hmm. το κομμάτι Εξαιρετικό αυτό το δολαμέν. Πραγματικά στέλνει. Έχει μία δόση, θα έλεγα, μελαγχολία, αλλά είναι πολύ όμορφο. Δεν. Μπορούμε να το κρίνουμε διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαστε λοιπόν εδώ ζωντανά στο μεταδέστερο, στο πατάρι. Και μαζί μας είναι ο Στέφανος Κοζάνης, ο Κωνσταντίνος Πατσιώτης που θα τον αποχαιρετήσουμε γιατί Γιατί τη θέση του θα πάρει η Νάσια Εγκόφα Τον διόχνει δηλαδή η Νάσια Εγκόφα Όχι μπορεί να μείνει εδώ, μπορεί <συσχελίου> να μιλάνε μαζί <συσχελίου> Εγώ δεν πινω... Είπε από την αρχή εντωμεταξύ <συσχελίου> ότι πρέπει στι 12 να φύγει Είμαστε μάθει. πολύ φιλόξενοι, είμαστε πολύ φιλόξενο είστε, είστε. ραδιόφωνο Είμαστε ραδιόφωνο της τέχνης του πολιτισμού και ε, Κωνσταντίνε, ναι. σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε Ήταν χαρά, ήταν τιμή Την επόμενη, την επόμενη φορά θα σε περιμένουμε με το δοξάρι Έτσι, έτσι, έτσι θα είναι. φέρω μόνο Ο το δοξάρι, δοξάρι. <laughs> Χωρίς κοντραφάσου Θα ανταμώσουμε <laughs> σε κάποια σκηνή <laughs> <laughs> Κάποιο βράδυ Εννοείται. Και θα τα πούμε πάλι από κοντά Καλή αντάμωση, σε ευχαριστούμε πάρα σε ευχαριστούμε πολύ Σε ευχαριστώ, να είστε καλά και τώρα καθώς ε, η Νάσια Γκόφα θα παίρνει τη θέση βολτάρει, του Κωνσταντίνου θα Όχι δεν βολτάρει, πάρει, θα παίρνει, τη, παίρνει θέση. τη θέση ε, Φύγε Σιέλα αυτό το παιχνίδι Θέλω να σας πω κάτι Έχω πάντα την αίσθηση ότι στη τζάς μουσική Τα μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες φωνές εδώ λοιπόν στην περίπτωση της Νάσιας Γκόφα έχουμε ένα φαινόμενο αντίστροφο δηλαδή η ανθρώπινη φωνή χρησιμοποιείται σαν μουσικό όργανο ή ε, κάνει θαύματα και ως φωνή και ως μουσικό όργανο <laughs> Αυτή είναι λοιπόν η αίσθηση που έχω αποκομίσει από την jazz μουσική και θέλω να καλωσορίσω λοιπόν εδώ στο ραδιοφωνό μας την Άσια την Κόφα ε, Είναι τραγουδίστρια της Jazz ε, Είναι μουσικός Τραγουδίστρια είναι λίγο περιορισμένος όρο. Είναι αυτή η μουσικός που θέλω να σας πω Ότι την ανθρώπινη φωνή τη χρησιμοποιεί λοιπόν σαν μουσικό όργανο Αυτήν σκεφτόμουν όταν σκεφτόμουν αυτή τη φράση Καλώς ήρθες Νάσια Καλ, εδώ Καλώς σα βρήκα, ευχαριστώ Πω πω τι ζεστή φωνή είναι Ειδικά ως... σήμερα είναι πάρα πολύ ζεστή Είναι πολύ ζεστή, είναι mm. αυτό το γρέζι που έχει, αυτό το βελούδο mm. ε, Και είμαστε εδώ στο μεταδεύτερο λοιπόν Και θέλουμε να μας πεις τι γίνεται με την τζάζ μουσική Στη ζωή σου αυτή τη στιγμή Α. Ah. Okay. Μιλήσουμε για το ρεαλιστικό ή για το, ε, να το συναισθηματικό. Εμείς δεν περιοριζούμε κανέναν εδώ. Η <laughs> τζάζ έχει πάντα τον κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μου. Ε, μαζί με τους ανθρώπους που αγαπώ. Έτσι. Ε, ε, αν έχω να θυμηθώ κάτι από τα τελευταία 15 χρόνια... Είναι η ανασχόλησή μου με την τζάζ... Ε, που μου άνοιξε ένα παράθρος σε έναν υπέροχο κόσμο... Είναι μια μεγάλη περιπέτεια από όλες τι απόψεις. Ε, ψυχικά, συναισθηματικά, στην καθημερινότητά σου είναι ένας μεγάλος αγώνας για να καταφέρεις να υποστηρίξεις ε, την επιλογή αυτή. Και δεν θα έλεγα μόνο στην Ελλάδα γιατί συχνά γκρινιάζουμε. Ε, νομίζω ότι ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι μια μουσική λίγο ιδιαίτερη. Ε, δεν περιμένω πια ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων θα έφυγε να ακούει έτσι. Ε, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν κάθε φορά προστίθεται άλλος ένας στη μικρή, μεγαλύτερη παρέα μας. Οπότε θέλει μια αφιέρωση, να μελετήσει, να ονειρευτείς, να παίξεις τζάζ, να χαρές πάρα πολλές, γιατί παίζεις με πολλούς ανθρώπους, μουσική, τζαζίστες ε, είμαστε ε, αρκετά κοινωνικοί μεταξύ μας, μοιραζόμαστε τις σκηνέ ε, κάθε βράδυ με άλλους συναδέλφους, πέρα από τα δικά μα σταθερά είναι ένα πράγμα πολύ ζωντανό και μας κρατάει και μας ζωντανού στις περιόδους που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Και επειδή το έχουμε συζητήσει πρόσφατα, πραγματικά θα σταθώ στη μελέτη, σε αυτή τη λέξη που είπες λίγο πριν. Ναι. Ε, θέλω έτσι σύντομα ε, να μου πεις λίγο τι σημαίνει για σένα μελέτη. Είναι ένα κομμάτι πολυεπίπεδο, είναι μία ταυτότητα που έχει πολλά ε, κομμάτια, ένα παζλ που έχει πολλά κομμάτια. Θέλω λοιπόν να μου περιγράψεις λίγες στιγμές δικές σου, mm -hmm. μελέτης. Ε, μια jazz τραγουδίστρια που έχει, ας το βάλω σε εσωτερικά ένα καθημαϊκό background, μουσικά και δεν γίνεται αλλιώς και όταν είσαι από μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν είμαστε γεννημένοι μέσα σε αυτούς τους ήχους ε, αν θες να παίξεις jazz θα πρέπει να μελετήσεις γιατί αλλιώς ε, Μιμήσαι και ό,τι κάνει είναι εφέ, δεν είναι η μουσική αυτή. Πρέπει να βρει λοιπόν το στυλ σου. Πρέπει και να μάθει πρώτα απ' όλα τον κώδικα τη μουσική αυτή. Οπότε η μελέτη που κάνουμε είναι αυτή που κάνει ένα πιανίστη, ένα σαξοφωνίστη, ένα κυθαρίστη, ε, κανονικά. Δηλαδή, μελετάμε τα κομμάτια μα από την παρτιτούρα, του κύκλου των κομματιών, τις αρμονίες, τα κόρτα. Πρέπει να τα τραγουδάμε, πώ παίζουν η μουσική με το οργανό τους εμεί κάνουμε το ίδιο με τη φωνή, yeah. για να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι και να μπορούμε να καταλάβουμε τι παίζουν οι μουσικοί πάνω στα σκηνά, το μπορούμε να το ακούσουμε και να μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους αυτό, και εσύ η τη ταιριώνει. δυσκολία του στίχου που προστίθεται μετά και το οποίο είναι εξαρτητικά δύσκολο πώ θα μπορείς κάτι τέτοιο που ακούγεται πολύ τεχνικό πώς θα καταφέρεις αφού το χωνέψει αυτό να το κάνεις μετά και τραγούδι και να φτάσει και στον άλλον απέναντι yeah. εκεί νομίζω είναι το πιο δύσκολο σημείο της Τελικό σημείο τη μελέτη, νομίζω είναι είναι Ναι Να αισθάνεσαι δηλαδή το ναι, στίχο, ναι, να ξεπεράζει δηλαδή να όλο το άλλο που οφείλει να το κάνει και μετά να το αφήσει πίσω σου. Ναι, ένα... γιατί είναι και η γλώσσα ένα εργαλείο σε αυτή την περιοχή. Και περίπτωση. να το τραγούδι. Ναι, Αυτό. Ναι. Αυτό όλο που περιγράφει δεν τελειώνει ποτέ. Όσο καιρό σε ξέρω, πάντα το ακούω από σένα. Φαντάζομαι ότι και λίγο καιρό αργότερα θα ξανασυναντηθούμε και θα λέμε το ίδιο πράγμα. Το ελπίζω. Η μελέτη λοιπόν είναι ναι. μια συνεχή διαδικασία. Τάσο θα ακούσουμε μουσική. Όχι. <laughs> Εντάξει λοιπόν, θα τα κλείνουμε. Τελειώνει ο Μαραθώνιος και φεύγει. θα ακούσουμε. Έχω ετοιμάσει ένα κομμάτι έτσι για μια και αρέσει και στη Νάσια. Πιστεύω θα τα ακούσει τώρα. Οκ. Okay. Και θα μα πει. Okay. Λοιπόν, πάμε. You're talking so sweet, well, you needn't. You say you won't cheat, well, you needn't. You're tapping your feet, well, you needn't. It's over now, it's over now. You're dressing with class, well, you needn't. You're holding your sass, well, you needn't. You think you're a gas, well, you needn't. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. You ought to know you lost the glow. The beat is slow, the shadows grow. The lights are low. It's time to go. Let's close the show down. You're taking off weight. Well, you needn't. You're looking just great. Well, you needn't. You're setting the bait. Well, you needn't. It's over now. It's over. Now. you needin' it's more of the same well you needin'. you're coming off lame. well you needin'. it's over now it's over now you're bending my ear well you need you're calling me dear well you need You're act sincere well you need it's over now it's over now But now, it's over now Don't want a scene, don't need a row You had your day of matinee, you had to stray You know they say you're gonna play You got to face or so find a way out You say that you'll try, well you needn't You say you won't lie, well you needn't You're starting to cry, well you needn't It's over now, it's over now It's over now, it's over now It's over now, it's over now It's over now κουσαμε το it's over now από την ε, Carmen McRae μια σύνθεση του τελωνισμού, και μια καταπληκτική σύνθεση και πολύ ωραία ε, το το Blue Moon και πιο λες από το τελονισμόν; Εγώ το Monk Dream. <laughs> Έχω πει διάφορα κατά καιρού. Κάτσε τώρα αυτό το τι θα πει και θα πεις", είναι, μια, είναι μια μικρή έτσι είναι ένα surprise. Γιατί έτυχε να είναι εδώ ο Στέφανο και ξαφνικά βλέπω που τα μου κάτι πλήκτρα. Έπαθα ένα μικρό σόκτωρο λένε Αγία να πούμε κάτι. Οκ okay, θα ακούσετε πώ ακούγεται τη μια τη χαραγουδίστρια. Μετά από δύο μέρες αϊπνίες, μετά τα live και, και τα πρωί, διάφορα. Έτσι, λοιπόν, ε, ναι, ναι, Στέφανα, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> ε, οπότε, λέμε να παίξουμε ένα μικρό θεματάκι, τι λες, από το Beautiful Love. Mm -hmm. Για βόηθαμε λίγο με τον τόνο. Mm -hmm. Mm -hmm. Beautiful love You're all a mystery Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along Thrilling my soul With your song Beautiful love I'm from your paradise. Searching for words, my dreams to realize. Reaching for heaven, depending on you. Beautiful love. Will my dream come true? Τέλειο, μπράβο Εσύ. σας Και Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. λοιπόν Τι άλλο έχουμε να πούμε τι, έχετε τι, να τι, τι άλλο έχετε Στο μυαλό σας να κάνετε Ή τέλο πάντων Προσεχεί εκδηλώσει που θα παρευρεθείτε κλπ. Α, ε, ακόμα πρέπει να πω ότι δεν έχουμε κάποιο live. Προς τα, ε, ε, σε μένα απευθύνεσαι στο πληθυντικό, δεν να κάνετε στους ή δύο. Και Α, και <σώ> στου δύο. Okay. Ε, σαν, για τον group μας, δηλαδή, μιλάμε για ναι, το, το project ναι. αυτό. Ε, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτό το project ε, είναι ότι ετοιμάζουμε ένα CD. Ε, ελπίζουμε να βγει μέσα στο Μάιο καλός έχω τον πραγμάτων ε, γιατί τελικά αξίζεις τα μπαίνεις σε αυτή τη δικασία να καλύπτεις ότι είναι πολύ πιο χρονοβόρα και πολύπλοκη και από ό,τι φαντάζεσαι ε, γιατί έχει να κάνει και με τα καλλιτεχνικά τα, τα εμπορικά τα της κυκλοφορίας, διάφορα διάφορα διάφορα που προκύπτουν ε, οπότε ελπίζουμε μέσα στο Μάιο με το καλό να βγει αυτό το CD των Jazz Tales Jazz Ιστορίες ε, και θα δούμε που θα πάει αυτό είναι το επόμενο σχέδιο, το πιο σημαντικό Και μετά από αυτό θα δούμε Παρακαλώ Σαν σχήμα Ναι ε, ε, Ωραία Έχουμε ένα, τη δυνατότητα να ακούσουμε κάτι εδώ Που είμαστε μια παρέα που θα λέμε πάρα πολύ Ακούσαμε Έλοιπα, α ωραία Έλπα. Ε, Με βγαίνω, κοιτάξτε να σας πω κάτι Με συγχωρείτε Αυτά είναι, ζωντανά. Αυτά είναι τα ζωντανά Συγγνώμη, μπαίνω και βγαίνω Γιατί κάνω και το, την ε, υπεύθυνη υποδοχής. Κάνω και το σπικάζω όλο αυτό. Σκέφτομαι λίγο και κάποιες ερωτήσεις. Όμω. Δηλαδή. Περίμενε. Εγώ είμαι πολυεργαλείο, αγάπη ε, μου. Μάλιστα. Είμαι πολυεργαλείο <laughs> και πρόσεξε, μην χαλάσει το <laughs> πολυεργαλείο. Αυτοδιαφήμιση, αυτοδιαφήμιση. Βεβαίω. Θα αυτοπροταθώ και για άλλου τέτοιου μαραθώνιου. Πρόσεξε, μην χαλάσει το πολυεργαλείο. Θέλω μία ερώτηση. Mm -hmm. Νασιά, το είχα πει και που mm -hmm. και θέλω να σου πω, ε, ότι. Υπάρχουν για μένα στο μυαλό μου δύο τρόποι Να τραγουδήσει κανείς λοιπόν τζάζ Ο ένας τρόπος είναι να ερμηνεύσει πολύ καλά Το στίχο, τη μελωδία, το ρυθμό Άντε να αυτοσχεδιάσεις και λίγο Ο άλλος τρόπος που τον παρατηρώ σε σένα και πάντα Ενώ σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τραγουδάς πάντα Να ρωτιέμαι πως το κάνει τώρα αυτό Είναι αυτό ο τρόπο που ο αυτοσχεδιασμός Και η παραλλαγή σε σένα γίνεται με φωνή εντασύμφωνα και αν το λέω σωστά, αυτό το vocalism το πολύ ιδιαίτερο. Α, ah, είναι το, σκ, το scotch singing που βλέπεις. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή. Το ναι. οποίο, mm. εγώ δεν το έχω ακούσει πολύ συχνά. Mm. Ε, όχι. Και ίσως όχι και με αυτό τον τρόπο που το κάνεις εσύ. Ε, mm. Είναι μια ιδιάζωσα κατάσταση στην οποία εγώ θεωρώ από κάτω που σε βλέπω ότι χάνεσαι κιόλα λίγο. Είναι, ξέρεις, σαν ένας εξτατικός χορός μέσα στον οποίο μπαίνει, χάνεσαι, και αναρωτιέμαι τώρα τι γίνεται. Θα βγει από όλο αυτό, κάποια στιγμή. Εγώ εκείνη τη στιγμή το ίδιο αναρωτιέμαι. Μάλλον, στο έτσι Πε μα λοιπόν για αυτό το βόκαλισμου και αυτή όλη τη μαγεία που σου συμβαίνει Και τη στιγμή. Αυτό είναι μια κλασική ιστορία. τεχνική που συμβαίνει. Θα σου πω, Που συμβαίνει στην τζαζ. Είναι η στιγμή που ο Η τραγουδίστρια κάνει το solo, όπω η μουσική. Βέβαια, πρέπει να πω ότι και το θέμα στην τζαζ, όταν τραγουδά το θέμα του κομματιού, του τραγούδι δηλαδή. Και αυτό Ακριβώ το ίδιο πράγμα. Είναι και αυτό ένα αυτοσχεδιασμό. Έχει να κάνει με το jazz phrasing και ποτέ δεν θα πει σε ένα θέμα που είναι γραμμένο. Άρα η πρώτη δεξιότητα του jazz τραγουδιστή είναι στο να μπορέσει να αποδώσει το θέμα με έναν ενδιαφέροντο αριθμικό και μελωδικό τρόπο και επικοινωνώντα με του άλλου μουσικού. Ο πρώτο στόχο είναι αυτό. Για μένα το θέμα είναι το πιο σημαντικό, πώ θα το πω έτσι. Το πρώτο είναι αυτό. Ο ρυθμός πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ε, τώρα το άλλο ε, είναι κάτι που το μελετά και αυτό, δηλαδή την ώρα που κάνει τη μελέτη τη παρτιτούρα του οδηγού, που, Στη, στη τζάζ, ε, μελετάς ε, μαθαίνοντας τις κλίμακες τις αδειρομονής και τα λοιπά για αυτό για να έχεις τις νότητες στο μυαλό σου γιατί εμείς δεν παίζουμε εκείνη τη στιγμή όργανο οπότε πρέπει να τα έχουμε όλα στα αυτιά μας και μέσα μας. Οπότε μελετάς. Μετά ο κάθε τραγουδιστής βρίσκει μέσα στον χρόνο τα δικά του φωνή εντασύνη φωνά τη δική σου γλώσσα για θα το κάνεις αυτό και αν ακούεις πραγματικά ο κάθε τραγουδιστής έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο που κάνει scat singing υπάρχουν τραγουδιστές στην Ελλάδα τραγουδίστρες που κάνουν εξαιρετικό scat singing και η κάθε μία βέβαια το κάνει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο δηλαδή ο Καθερίνας βρίσκει τη γλώσσα του μέσα στον χρόνο εγώ πρέπει να πω ότι δεν ήμουν από αυτού που φανατικά θέλουν να κάνουν κάτι singing στην αρχή όταν έπαιζα jazz, γιατί, επειδή ξεκίνησα και λίγο μεγαλύτερη να ασχολούμαι με τη μουσική, ε, μου φαινόταν στην αρχή λίγο μηχανικό, λίγο τι είναι αυτό τώρα, τι θα πω. Δηλαδή, αν δεν, αν δεν το νιώθω ακόμα σαν τραγούδι. Οπότε, δεν έκανα γρήγορα. Ε, μου πήρε λίγο χρόνο να αποφασίσω να το κάνω αυτό. Ε, όταν ένιωσα έτοιμο, άρχισα να το κάνω και το κάνω μόνο όταν νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και εκείνη τη στιγμή ότι θέλω να το κάνω. Αλλιώ δεν. Ναι. Ε, αλλά αυτό που συμβαίνει εκεί είναι όντω μαγικό. Όπω βλέπεις που χανόμαστε λίγο, είναι αν δει τα χέρια πώ κινούνται οι περισσότεροι, θα δεις ότι είναι σαν να παίζουμε εκείνη στιγμή με ένα όργανο. Δηλαδή, αν αποκατεύουμε τα ναι, δάχτυλα, ναι, ναι, ναι, ναι. είναι σαν να συνείδητα να πηγαίνει πάνω κάτω σε κλίμακε κτλ. Ε, αυτό. Είναι όντω μια μαγική ιστορία και, και βέβαια όταν καταφέρεις να το κάνεις νιώθει εντάξει Σπουδαία Είναι ο αυτοσχεδιασμός σου <σπου> Που, ναι, ναι, που αυτοσχεδιασμός... χάνεσαι εκείνη τη στιγμή μέσα <σπου> σε αυτόν ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να είχε ένα όργανο Παιδί μου και Ναι, <σπου> ναι, και ναι, ναι. ναι. ναι. Ε, Γι' αυτό εγώ είπα στην αρχή Ότι εδώ θα έρθει η Νάσια η οποία Χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή με την ίδια τελειότητα που παίζει ένα όργανο. <Συλίδε> ότι αυτό και αν συμβαίνει, ό,τι αυτό και αν σημαίνει, μπορεί να σημαίνει τη δική τη ταυτότητα, αυτό το χάσιμο, αυτό τα βοκαλίζουν τα πολύ περίεργα. Ε, τα μάτια της που κλείνουν. Οι μούτες, και οι τρα... είμαι εγώ, εγώ εγώ, Είναι πολύ μερικέ φορέ. Όλο αυτό το παίρνω πάνω μου. Πώ να σου το και πω τώρα, Χώνεται μέσα στι τσέπε μου. Στέφανε, κάτι θέλει να, να πει. Κάτι για τον αυτοσχεδιασμό και η Νάσια και αυτό που συμβαίνει με του jazz μουσικού. Εκείνη τη στιγμή δημιουργείται μουσική, δεν ερμηνεύεται κάποια μουσική η οποία είναι γνωστή. Μπορεί η βάση, η αρμονία, όπω λέει η Νάσια να είναι πει. Να είναι δοσμένη, ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι σαν να συμφέτει και ένα κομμάτι και γίνεται ζωντανή. η μαγεία τη jazz, πιστεύω. Ναι. Ε, τώρα, έτσι όπω το λε, σκέφτομαι ότι μπορεί το ίδιο κομμάτι ανάλογα με τη στιγμή, ανάλογα με το κοινό, ανάλογα με τη διαδικασία τη φωνή να μην είναι και το ίδιο. Ε, Κάθε νάσια. φορά είναι διαφορετικό αυτό. Θεώρησα ότι δεν χρειάζεται να, να το πω. Ναι. Ε, εγώ μίλησα για τη μελέτη. Μετά, φυσικά, κοινό όπω είπε ο Στέφανο. Ε, συνθέτηση. Μια καινούρια φράση. Μουσική. Ναι. Δεν ξέρει τι... ναι. ποια θα είναι. Φυσικά... Τώρα τι, πρέπει να του αποχαιρετήσουμε, τάσου. Με κάτι δικό του. πάλι να παίξουν κάτι και να. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη χαρά αλλά και μεγάλη τιμή εμείς. να είστε εδώ στο σπίτι μας, στο μεταδεύτερο, στο ραδιόφωνο μας και σύντομα καλή αντάμωση. Κάπου θα μας καλέσετε, είμαι σίγουρη, πολύ σύντομα mm -hmm. ε, να πάνε όλα καλά και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και εμείς και εσείς στο καινούριο σας CD. Πολύ Πρέπει να μάθουμε, τι θέλουμε να βάλουμε. Τι θέλουμε να, να βάλουμε. Ό,τι και να βάλετε από αυτούς τους μουσικούς yeah, θα είναι εξαιρετικό. Από τους μουσικούς. Από το τους πέρα, μουσικούς. Το... Τι προτείνετε λοιπόν κάτι που να είναι σε εσά αγαπημένο πολύ. Ε, κάτι από το θα βγει, έτσι. Κα, ε, το... Κάτι από το, την καινούργια σας δουλειά ε, το... λοιπόν. Κάποιο κομμάτι που δεν είναι original είναι και jazz. Ε, ενάσια mm -hmm. είναι ένα ελληνικό ρετρό τραγούδι του. Τι είναι Τι, αυτό. Το... Mm. Αυτό που το λένε αγάπη. Οκ, okay, Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Με το δικό μας τόπο. Ναι, η αγάπη παραμένει όμως ίδια και αναλύωτη σε όλους. Πάμε λοιπόν. <Πιζινίδι> Όχι τίποτα άλλο. Ε, παίζουμε <στονιχύρια> και από βινίλιο, <στονιχύρια> κυρίε και κύριοι, <στονιχύρια> γιατί έχουμε μαζί μα τον Θοδωρή Αλεξή, αλλιώ τον θείο όπω ξέρουμε οι περισσότεροι. Καλημέρα σε όλου. <στονιχύρια> ε, και επειδή η, η blues μουσική είναι συνυφασμένη και με την jazz, έχουν ξεκινήσει μαζί λίγο πολύ και πολλέ φορέ ε, το ένα είδο. Αναπαριστά το άλλο, έτσι δεν είναι mm -hmm. Γι' αυτό Έχουμε μαζί μας ε, έναν από τους καλύτερους Νέους εκπροσώπους ε, Δεν είναι τόσο νέος Αλλά τέλος πάντων <laughs> με, γνώρισες, με γνώρισες νέο νέο <laughs> Και πραγματικά Έχει κάνει φοβερές δουλειές Και έχει μια φοβερή εξέλιξη Τον είδα πριν από λίγο καιρό Και πραγματικά είναι άφωνο. Λοιπόν, Φοδωής έ... Αλεξίου Το είπαμε ε, ότι είναι εδώ κοντά μας ζωντανά στο μεταδεύτερο στο ραδιομαρθόνιο αυτός, αυτός έχει και συγκρότημα δικό του που λέγεται Έχει πολλά συγκροτήματα που μπαίνει και βγαίνει Όχι λέω το δικό α, του α, το δικό είναι του. η που εκεί σύνδεσαι Έτσι, σωστός και Έχει, έχει yeah. και μια ευκολία γιατί συζητώντας λίγο πριν έξω μαζί του έχει μια ευκολία να μπαινοβγαίνει και σε διαφορετικά είδη μουσικής Να πούμε και να σημειώσουμε όμως γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτοδίδακτος Και για μας τους μουσικούς που έχουμε σπουδάσει Αυτό έχει μια διπλή μαγεία Έχει μια διπλή μαγεία Έχει μια διπλή αξία γιατί όλο αυτό που χτίζεται, χτίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και φυσικά εννοείται στη μελέτη του. Οπότε, καλώ ήρθε στο Θοδωρή, Αλεξίου, λοιπόν, εδώ. Εν τω σα βρήκα. Εν μεταξύ και... Βρυκα, ε, σας σας είναι και πολύ όμορφο. Οπότε... Πολύ όμορφο. Έλα, σχεσμένοι. τα στο παραλέσω τώρα. <laughs> <laughs> Εγώ τον έχω απέναντί μου. Μην με κοιτά, έτσι κοιτάζω για τρελαίνο. <laughs> <laughs> Ευτυχώ, κάθισε ο σωστός <laughs> άνδρας απέναντί μου, επιτέλου. <laughs> ε, να πούμε λοιπόν ότι εμεί τώρα θα μιλήσουμε με το Θοδωρή για το blues. Το blues ω ένα. Ένα κανάλι ως ε, ένα παρακλάδι της jazz μουσικής Ναι, mm -hmm. ισχύει Δεν είναι αυτό. Που παρακλάδι, λέω. είναι διαφορετική μουσική, απλώ έχουν ξεκινήσει μαζί mm -hmm. λίγο πολύ έτσι. Ναι, ναι. Από όσο γνωρίζω, η jazz προϋπήρχε Ναι, έτσι, Και μετά. Όχι, όχι, Δη... όχι. Η blues, ναι. Γιατί ήταν ε, τραγούδια ε, και κλπ. Τα οποία μετέφεραν. Οι... Η blues οι... ε, χάνεται βασικά έτσι στα των χρόνων. Ναι. Ε, Όλοι πάνω κάτω έτσι ξέρουμε την ιστορία της, πότε πρώτο κάπως εμφανίστηκε, πού πρώτα εμφανίστηκε ε, και κάτω από ποιες ε, συνθήκες. Ναι, ξεκίνησε, είναι όντως μια μουσική, ε, θα το λέγα διαμαρτυρία, θα το έλεγα μια μουσική παράπονο. Παράπονο. Ε, παράπονο, ναι, ναι, ναι. Μια μουσική στην οποία οι άνθρωποι τότε αφηγούντουσαν τα, τα προβλήματά τους ε, της καθημερινότητας. Και σίγουρα είναι εξαδερφάκι με τη, με τη jazz, ναι. Έχει ναι, πολλά κενά. Ναι, έχει κίνα, όλα, τα στιχία, πολλά έχει κίνα, όλα πολλά εκείνα τα στοιχεία, δηλαδή Blue Notes, όλοι αυτοί οι αυτοσχεδιασμοί, οι mm -hmm. παγαλακέ. Έχει, έχει ένα διαφορετικό ρυθμικό υπόβαθρο από ό,τι συνήθω τα κομμάτια τη jazz mm -hmm. από αυτό το μεγάλο παζλ, αλλά είναι πολύ κοντινά ναι, στοιχεία. Και, και πολλοί jazzistas έχουν πάρει πολλά από τη blues, πολλά κομμάτια. Ναι, βέβαια, blues, βέβαια. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι. διασκευάσει ή αλλιώ. Τέλο πάντων, τα έχουν κάνει δικά του. Είναι έτσι. μια μουσική οποία είναι βάση και όλα στη πιο μοντέρνα μουσική. Δηλαδή, όλοι μα αγαπάμε ροκ μπάντε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ε, Όλε αυτέ οι ροκ μπάντε από το και τέτοια, όλοι ειδικά οι ναι. κεθαρίστε ήταν όλοι οι mm. μπλουζίστε. Ναι, και πώ καταλήγει εσύ, γιατί είναι μια ερώτηση που την κάνω σχεδόν σε όλου. Νομίζω σε όλου την έχω κάνει μέχρι τώρα. Πώ καταλήγει να γίνεσαι μπλουζίστα, λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι η αφορμή, θυμάσαι ή. Είπε από μικρό. Θυμάμαι. Α, ε, ε, όχι μικρό, εντάξει δεν ήξερα ε, καν βασικά τι σημαίνει δεν αυτή η ερεθίσματα. μουσική. Γιατί άκουγα, άκουγα κλασικό ροκ. Ε, οπότε Ψάχνοντας σιγά σιγά την ιστορία των κυθαριστών που μου αρέσαν τότε. Πώ ήταν α πούμε ο Ρίτσι Μπλάκμορ, ε, ναι, ναι. Page, Πέιτζ, όλοι αυτοί. Ε, και ξαφνικά συνειδητοποιεί. Βασίστηκαν στη ε, ε, ε, ε, ε, ναι, Pink Floyd Βασίζονται όλοι στο blues παίξιμο πάνω. Και σιγά σιγά ψάχνω ψάχνοντα του πιο παλιού παίκτε. Εκεί ανακάλυψα τον Άλμπερ Κόλινς, τον Άλμπερ Κίνγκ, Steve Βηρή Ειβών και. ήταν αποκάλυψη. Μάλιστα Τάσο έχουμε να ακούσουμε κάτι από Θοδωρή Όχι δεν έχουμε να ακούσουμε ε, Δυστυχώ, θα μας παίξει live ο Θοδωρής. Α. Okay. Να ακούσουμε ενδιαμέσως λοιπόν ένα κομμάτι που έχει σχέση με την blues Και να τον συνδέσουμε σωστά έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό ήχο Εδώ στο πατάρι του μεταδεύτερου Ζωντανά ο Θοδωρής Αλεξίου Στο ροδιο, Jazz που για πρώτη φορά Εδώ στο ραδιοφωνό στο πατάρι Συμβαίνει από τις 10 και έχουμε δρόμο ακόμη, δεν κουραζόμαστε με τίποτα Πάμε λοιπόν Μου θυμίζεις και... το Λάπι Βασιλάτου εσύ να πω. Έτσι, <laughs> <laughs> παίρνω συγχέδια <laughs> Αυτό σημαίνει ότι ακούω και εσένα μαζί με το Λάπι όμως Λοιπόν, Έτσι. θα ακούσουμε Buddy Guy και Junior Wells Σε ένα κομμάτι που πραγματικά Αξίζει τον κόπο Και στη συνέχεια θα ακούσετε ζωντανά Τον Θείο Από τις Boogie Sinners, Που θα μας παίξει με την κιθαρά του mm -hmm. Κάτι δικό του Κυρίε και κύριοι αγαπητά μας παιδιά που, λέ, που λέγανε τουλάχιστον μια εποχή Ζωντανά τώρα από το στούντιο Ο Θείο χωρίς τις mm -hmm. Θα μας παίξει το ποιο κομμάτι yeah, Rock me yeah. baby yeah. εκπληκτικός λοιπόν Θοδωρής Αλεξίου ή αλλιώς ο θείο ο δικός μας θείο το ξέρουμε τώρα χρόνια και έχει μια τρομερή εξέλιξη σας το λέω εγώ γιατί τον παρακολουθώ χρόνια και σας προτείνω να τον δείτε όπου εμφανίζεται γιατί έχει τρία διαφορετικά σχήματα έτσι που εμφανίζει έτσι δεν είναι ή παραπάνω και βάλει, <laughs> και βάλει. λοιπόν πες Ρε, διαφήμισε τα, τα ε, σχήματα ε, ή τα όχι τα επόμενα ναι ε, ε. Ε, Έχουμε διάφορε εμφανίσεις, απόψε παίζουμε με τον, παίζουμε με τον Δημήτρη Κελένη και, ε, και ένα Southern Rock έτσι, σχήμα που έχουμε στο, στο American, στο ελληνικό. Mm. Ε, σω λεπτά και να δω και το ημερολόγιο, γιατί είναι και αυτό το άντιμο του Αλσχάιμουρ. Ναι, έλεγα, τι να πούμε εμείς τότε. <laughs> λοιπόν... Εγώ δηλαδή με τη Δέσβη, να έχει τίποτα άλλο. Σας δεν τρέπεσαι. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ μικρότερη του. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Κρίμα που δεν έχει εικόνα. Λοιπόν, άμα δείτε την εικόνα μου και την εικόνα της θα πείτε Μα, αυτή είναι συνομιλήκη Αστεία είμαι και Λοιπόν, και ο Μάιος το ίδιο 6 του μηνός πάλι με τον Δημήτρη στο, στο American 12 του μηνός Παρασκευή με τη Βικιμπί στο Λουτράκι ε, Με τους Lotus Flower 13 του μηνός στο Πολυμήχανο στην Αργυρούπολη Τι είναι η Lotus Flower; Η Lotus Flower είναι ένα καινούριο σχήμα στο οποίο έχω, έχω μπει ναι. Υπάρχει αυτό το σχήμα αρκετά χρόνια. Ναι. Ε, παίζει soul, funk, καταστάσεις, αλλά σε ένα πιο ευρωπαϊκό bossanova, αν το λέω σωστά έτσι, ύφο. Μάλιστα. Mm -hmm. Τελικά έχει μπει σε πολλά ήδη. <laughs> με το γρονήτρι <laughs> θα το το, δροσίτρι, το, το, το, το είπα <laughs> πριν ότι Μπενοβιένει με μια πολύ μεγάλη ευκολία. Εγώ θα το ξαναπώ. Μπενοβιένει με μια πολύ μεγάλη ευκολία από διαφορετικά από το ένα είδος στο άλλο. Ε, ναι, είναι το rock'n'roll, είναι η rock μουσική που τον κρατάει σαν βάση. Αλλά Μπενοβιένει και μάλιστα ω αυτοδίδακτος. Να το ξαναπώ αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν από το Μέμφισ Στην Μπενάκη και Βανεπιστημίο που είναι το μεταδεύτερο ε, τω μεταξύ, Έχουμε έχει, το Θοδωρή π, π, Πήγαινε συχνά, ε, ο COVID λίγο σε φρένα Πήγαινε ε, συχνά στην Αμερική το COVID, στιχώς, ναι. Στο κόβιτς στιχώς είναι. Συνήθως. Έχω σχήματα στο Νιου Και παίζω Νιου mm. Τζέρσι και Μετά έχω άλλο σχήμα στη Φλόριντα, στην Τάμπα Δηλαδή κάθε χρόνο ήμουνα σχεδόν ένα τρίμηνο εκεί Αλλά τώρα μας αχάλασε λίγο COVID Αχίως. Από αυτό το καλοκαίρι όμω ξανά πάλι Το blues λοιπόν Έτσι. αυτή τη στιγμή ήταν το στοιχείο που επεξεργαστήκαμε Αυτό το περίεργο μουσικό ιδίωμα που όμως είναι πριν την τζάζ μουσική Αλλά συνδέεται πολύ με την τζάζ μουσική Και να κλείσουμε Θοδωρή με ένα ακόμα κομμάτι με ένα ακόμα κομμάτι, οκ. Okay. Ένα δικό σου, εντάξει. Δικό μου? Όχι, δικό του. Οκ, του, yeah. του. Okay, θα παίξουμε ένα κομμάτι. Ένα από το δεύτερο άρλμουν των Buggy Sinners. Είναι yeah. πιο τσινότιο ροκ. Λέγεται Sugar Sugarcane, το ξέρει. <laughs> Είναι ένα κομμάτι το οποίο όσοι μα ακολουθούν το έχουν αγαπήσει αρκετά. Ένα το αφιερώσουμε τότε στον Τάσο. Στον Τάσο, βέβαια. Που ξέρω ότι σε ακολουθεί. Στον Τάσο, στο Labby. λοιπόν. <laughs> <laughs> <laughs> σε <όλα> τα παλιά παιδιά. Μα ακούει τώρα ο Είμαι σίγουρο. Cane. Far as the eye can see They've been burning down sugarcane Lord, let the blue sky be They're cutting, tracking and burning All of the human beings They just hitting a sugarcane Can't see the mess we're in. Everyone soaked on sugar cane. Why is it in everything? I don't want no sugar cane. But that sugar cane will me. That sugar cane, calling my name. That sugar cane got a soul insane. Sugar cane, now hating a shame. But I got. Feeding them babies that sugar cane, now it's a sign of a time. Cooking and mixing and sweetening every little thing we eat. I need a rush of sugar cane, give me the strength I need. I'm addicted to the sugar cane, the cravings can make you weak. Είμαι τόσο το Θοδωρή, Αλεξίου, Θοδωρή Αλεξίου, ζωντανά εδώ στο ραδιοφωνό, στο πατάρι του Music Corners, στο μεταδεύτερο, στο ραδιομαραθώνιο τη Jazz. Είμαστε από τι 10 εδώ, ο Θοδωρή λοιπόν είναι στο κομμάτι τη Blues. Θοδωρή, τι να πω. Ε, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική και καταλητική η παρουσία σου. Για τον πάρα Τάσο, κυρίω, από ό,τι βλέπω. Τι, ε, τι <laughs> Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ mm. που είσαστε εδώ. Ήταν πολύ μεγάλη πρόσκληση. χαρά. Ελπίζουμε να σε ξαναδούμε σύντομα. Να σε, να σε συναντήσουμε. Εμεί δεν θα, θα κάνουμε κάποια άλλη δουλειά τα βράδια, θα πηγαίνουμε σε όλου αυτού που έχουμε καλέσει οπότε, σήμερα. Οπότε να τους ακούμε, μπορούμε να πάμε να τον Ναι, να του τιμήσουμε. Θα με βγάλει έξω από ό,τι κατάλαβα. Ελληνικό ρεύμα. Αποκλείεται. Αστιαθείτε τα σχόλια αλλά μεταξύ ο και σοβαρού, τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται να ξέρει τον κόσμο. Εννοείται. Ε, εγώ τον αγαπάω. Περμέει και τον κάνω παρέα <laughs> ακόμα. <laughs> λοιπόν... Είναι τρομερό παιδί, πώ να τον κάνει παρέα. Ε, Θοδωρή, ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ για την προσοχή σα. Πάντα να, να, να έχει υγεία και να... τέ, τέτοια δύναμη που βγάζει να συνεχίζει. Να σε <laughs> καλά, δε μου. Αξίζει. τον κόπο δηλαδή να σε ακούμε πάντα έτσι. <laughs> Πάμε, <laughs> λοιπόν, σε να σε καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μείναμε μόνοι μα, τάσο. Μείναμε μόνοι μα. Και τι έγινε. Ε, ήθελα να μείνουμε και λίγο μόνοι. Mm. Ε, σαν, θέλω, τρα, λοιπόν, σαν τραγούδια σου... που κοιτάξω. Σαν τραγούδι. Για mm. παίξτε yeah, <laughs> <laughs> λίγο Έτσι Μια, blues, μια blue note <laughs> για αυτή την ατάκα. <laughs> λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Θέλω να σου κάνω την ερώτηση παγίδα. Σε μένα. Ναι, ναι. Mm. Σε σένα. Δεν Στον ήχο να πούμε, ε, ένας, πρέπει να συνεχίσουμε, ότι έχουμε ε, τον Νίκο Πανουδάκη... Και το σταμάτη πάρχα. Είναι ο γιο του Σπανδουδάκη. <laughs> Όχι, ψέματα. <laughs> δύο ηχολήπτε, δύο ηχολήπτε πάνω από αυτό το ραδιομαραθώνιο. Ε, εναλλάσσονται λοιπόν οι ραδιοφωνική παραγωγή οι ηχολήπτε. Εδώ Πάντως, στο σπίτι ο ο μας τον φοράκι το δεν έχει φύγει ακόμα και δεν μου έχει παίξει ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα. Θε. <laughs> <laughs> <laughs> οι <laughs> παραγγελίε <laughs> χορεύονται. Για πάμε. Θα το τραγουδήσουμε μαζί, Έλα. Oh, My got my mojo working. Got my, got my mojo. Got my working. Got my I got my mojo working. I got my bojo working. I got my mojo working, but just to work on you. Το πολύ, το Και στο πολύ, πολύ σύντομα, σύντομα φωνητικά Τάσος χωροζήσετε Σοντανά λοιπόν Αφιερωμένος το, το λάμπη ήταν αυτό <συντομα> Αυτά είναι Θοδόρη λοιπόν να σε αποχαιρετήσω ξανά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ για την πρόσφυλλη στιγμή Σε φιλούμε να σε καλά Και τώρα λοιπόν η ερώτηση παγίδα Σε ποιο, σε μετά Σε σένα πάντα, σε σένα, εσύ Θα την απαντήσει ο Θοδόρης Εσύ όχι δεν θα την απαντήσει ο Θοδόρης Εδώ ή ξέρει ή δεν ξέρει. Πότε ηχογραφήθηκε, όχι το πού δεν με ενδιαφέρει, πότε ηχογραφήθηκε λοιπόν ο πρώτος δίσκος της Jazz. Πότε. Κοίταξε, η όλη η ιστορία άρχισε με το ragtime. Ε, ήταν δύο κυρίως εκπρόσωποι, γύρω στις αρχές του 1900 πρέπει να ήταν. Είχες Ή γεννηθεί το 1800. Ναι. <laughs> Περίπου. Δεν ήταν, δεν λοιπόν, έχει δίκιο. Είσαι καλά διαβασμένος ε, Έχει Μάλιστα, λοιπόν. Θα, ηχογραφή... θα το βάλουμε τώρα και, και. Σε λίγο θα βάλουμε και λίγο ρακτάιμ. Να... Θα βάλουμε, θα για βάλουμε. Λοιπόν, λοιπόν, θα, μιλήσουμε λίγο, πώς... θα μιλήσουμε λίγο για τη ρακτάιμ. Το 1917 ηχογραφείται ο πρώτος δίσκος της jazz ε, από μία μπάντα λοιπόν, από την original Dixieland Jazz Band. Ναι, απλώς, και, απλώς, είναι απλώς, ο πρώτο να... δίσκο ναι. jazz. Ε, Ηχογραφήθηκε τότε. Αλλά υπάρχουν και άλλες ηχογραφήσει που ήταν, είχαν συμβεί λίγο πριν. Εντάξει, που δεν είχαν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Γι' αυτό λέω για ε, το ρακτάι. Γι εγώ αυτό λέμε για το πρώτο δίσκο. Ε, σωστά, Αλλιώς θα λέγαμε σωστά, κάτι σωστά, άλλο. Σωστά, κυρία μου, εγώ δεν, <laughs> δεν αντιλέγω. απλώς όχι, συμπληρώνω. Όχι, όχι δεν φέρνει αντίρρηση. Να δούμε λοιπόν τώρα. Θα ακούσουμε μουσική. Βεβαίως. Θα βάλουμε ρακτάι. Σε λίγο. Μισό okay. λεπτό να περάσω από εκεί γιατί είναι εδώ τα πράγματα. Με... Μέχρι λοιπόν να περάσει από την άλλη μεριά για να σου δώσω και λίγο χρόνο. Θέλω yeah. έτσι να, να δούμε λιγάκι πώς εξελίσσονται τα πράγματα καθώς περνάει ο χρόνος yeah. από τις αρχές του 19ου αιώνα και πέρα. Γιατί το λέω αυτό το λέω γιατί καθώς υπάρχει πρόοδος... Το γραμμόφωνο το γραμμόφωνο το οποίο εμφανίζεται λοιπόν στο προσκήνιο ως μέσο ψυχαγωγίας συντελεί πάρα πολύ στην εξάπλωση της jazz μουσικής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κάθε φορά που έρχεται δηλαδή και η εμφάνιση του ραδιοφώνου μετά στις αρχές της δεκαετίας εμ, του 1920, περίπου στο 1920 που εμφανίζεται και το ραδιόφωνο συμβάλλει πάρα πολύ, συμβάλλουν και τα δύο το καθένα στη δική του χρονική περίοδο συμβάλλουν πάρα πολύ στη διάδοση της τζαζ μουσικής. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμό λοιπόν στην Αμερική ξεκινά να εκπέμπει το 1922 στο Πίτσπουργκ. Από εκεί λοιπόν και πέρα η τζαζ αποκτά μία άλλη δύναμη θα έλεγα και βεβαίω γίνεται ένα αμερικανικό μουσικό ιδίωμα που εξαπλώνεται ε, και εξαπλώνεται βέβαια και σε άλλε χώρε και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο προοδεύει ο κόσμος αυτός. Παρατηρείται επίσης εκείνη την εποχή και μία πολύ μεγάλη αύξηση των μαύρων στις αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Αυτό λοιπόν από ό,τι έχω διαβάσει δημιουργεί, έχει ένα αποτέλεσμα. Έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του αποκαλούμενου race record, δηλαδή ενός δίσκου γραμμοφόνου που προορίζεται όμως αποκλειστικά για το μαύρο κοινό... στο οποίο οφείλεται και η βασική ε, πληροφόρηση που έχουμε για την πρώη έτσι. Ε, έτσι λοιπόν αναπτύσσεται μια ειδική αγορά, Race Record, ε, ο δίσκος γραμμοφόνου... που προορίζεται μόνο για το μαύρο κοινό. Ε, πολλοί λοιπόν μαύροι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή έχουν τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν και να ακουστεί η μουσική τους, η φωνή του, το στυλ του, η μουσική τους ταυτότητα, το είδος της jazz να φτάσει λοιπόν πολύ μακριά. Τι έγινε, πας έρχεσαι, πας έρχεσαι, θα, θα σε καταγγείλω. Συνέχισε, συνέχισε. <laughs> Έχουμε βρει τόσο, μουσική τόσο ενδιαφέρον. Βέβαια, Είναι πάνε. πολύ ενδιαφέρον γιατί Εγώ δεν το ξέρω αυτό που διάβασα για το race record Είναι πολύ σημαντικό Γιατί νομίζω ότι Δίνει και μία άλλη ταυτότητα Στους μαύρους εκείνη την εποχή Και δίνει και μία Ας το πούμε άλλου είδους Δύναμη Αν μπορεί κανείς να μιλήσει εκείνη την εποχή Για τη δύναμη των μαύρων Ναι είναι κάτι Είναι κάτι Εντάξει υπάρχει και μία σαχλαμάρα που εγώ δεν την, που λένε ότι η, η μουσική η blues είναι για τους μαύρους ενώ η, την jazz την παίζουν οι μαύροι για τους λευκούς. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά λέγεται. Έχει λέγεται, αλλά το θέμα είναι γιατί αυτές είναι αμερικανάτε τέλο πάντων. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν πέσει. Δεν ως υιοθετώ. Πια. Ναι, ναι, έχουν πέσει, έχουν καταρριφθεί ω Και τώρα η jazz μουσική πια τα χρόνια τα δικά μας διαμορφώνεται και με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και Βέβαια. απλώνεται και με ένα διαφορετικό τρόπο Ας ότι κυρίως η Ευρωπαϊκή jazz και κυρίως η Ιταλική που θα ακούσουμε σε λίγο γιατί είμαι λάτρης ε... Έλα έχει πάει στην Ιταλία Όχι, λάτρης της Ιταλικής jazz. Α, αυτό δεν έχει πάει ένας. ποτέ στην Ιταλία Καθόλου, δεν μ Λοιπόν, θα περάσουμε ε. να ακούσουμε Ragtime Ragtime λοιπόν. γιατί είναι ένα από τα πρώτα είδη της τζάζης Υπάρχουν διάφορα ναι. θα τα εξηγήσουμε ναι, ναι. Ε, Μετά ας ακούσουμε ragtime Λοιπόν Είμαστε έτοιμοι πιστεύω Πάμε. λοιπόν ζωντανά με ragtime, η ragtime μουσική ή το ragtime ε, από το μεταβεύτερο σε αυτό το ραδιομαραθώνιο mm. jazz Είναι ένα στυλ έτσι όπως το ακούω τώρα, αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια ε, στο ragtime ε, ε, Ένα κομμάτι το οποίο έχει φτιαχτεί ε, α, ε, πραγματικά όπως νομίζω και όλη, όλο το ragtime ε, για πιάνο και είναι μια φόρμα δηλαδή που έχει αυτή την αίσθηση, τη χορευτική. Αυτό που ακούσαμε το συγκεκριμένο ήταν δύο τέταρτα. Και, και είναι ο είναι τους... Σκότ Είναι Σκότ από του πιο διάσημους ναι, ναι, ναι, και εκπροσώπους του Ragtime. Είναι δύο τέταρτα λοιπόν το κομμάτι που ακούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αυτή την παιχνιδιάρικη και έτσι χορευτική φόρμα. Έχει πολύ έντονη την αίσθηση του ρυθμού σαν να είναι ένα εμβατήριο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι. Ο πιανίστας στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σκοτ Τζόπλιν έχει ένα πολύ δυνατό αριστερό χέρι που κρατά, με έναν σταθε... κρατά σταθερό το ρυθμό Εδώ τα δύο τέταρτα λοιπόν όπως είπα και από εκεί και πέρα το δεξί παίζει μια μελωδία που έχει πολλά δέκατα έκτα πολλές νότες γρήγορες Και μια συγκοπτώμενη μελωδία Είναι λοιπόν ο πιο διάσημος μουσικός του Ragtime ο Σκοτ Τζόπλιν και... Αυτόν τουλάχιστον ξέρουμε περισσότερο Γιατί υπήρξαν κι άλλοι ναι, τότε Αλλά ναι, ναι. αυτός προβλήθηκε περισσότερο Ή μάλλον ηχογράφησε κάτι Τόσο ώστε να έχουμε σήμερα Την ευκαιρία να τον ακούσουμε Θέλω να ακούσουμε κι άλλα είδη Τάσο αν βρούμε άλλα είδη κάτι... ναι, ναι, πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα Γιατί θα συνεχίσουμε έτσι με μουσική Περιμένοντας Τους καλέσμένου μα. μας Και πάμε τώρα με κάτι swing Thank you. Το last time από τον Winter Marshallis και το Σεπτέμβριο του. Συνθέσει οι οποίε κυκλοφόρησαν πρόσφατα, μάλλον πριν από λίγο καιρό, το 2019. Mm. Λέω πρόσφατα, γιατί πολλέ φορέ με την jazz έχουμε να κάνουμε και με κομμάτια του 50 και του 60, μην πω και του 49 κλπ. Τέλο πάντων, ο Winter Marshallis, ένα εξαιρετικό ε, ακούμε εδώ «The Last Time» «This may be the last time» «This may be the last time» ήθελα να πω ότι είναι τρομπετίστα γιατί εντάξει θα μου πείτε ενώ το ακούμε εδώ και κάτι που θυμίζει πολύ από gospel ή spirituals μια άλλη εποχή it may be the last time we ever prayed it may be the last time we ever prayed together Be the last time I don't know. It may be the last time we ever prayed together. It may be the last time I don't know. This may be your last. Swing τώρα και το πασίγνω στο Swing, Swing, Swing, swing, swing, swing, swing. Hey, Η Δέσποινα εδώ έχει να σας πει πολλά πράγματα και θα την ακούσουμε ναι, είμαστε, είμαστε στο το κομμάτι αυτό του Swing Swinging λοιπόν που σημαίνει κουνιέμαι, μου υποσχέθηκε ότι μετά θα με χορέψεις ε, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ρυθμό έτσι, και γι' αυτό συνδέεται και πολύ στενά με το Swing που είναι τελικά εξελίσθησης σε χορό Λοιπόν ήθελα να πω ότι πριν για το Winton Marsalis που είπες μου είχε κάνει εντύπωση ο τύπος αυτός ο οποίος θεωρείται ο διανοούμενος της jazz, ότι έλεγε και επέμενε ότι για να οριμάσει ένα νέο ιδίωμα στη τζάζ, να ξεπηδήσει λοιπόν ένα νέο είδος Υπό είδος της τζαζ Χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια μελέτης και δουλειάς Και όχι μερικούς μήνες Όπως χρειαζόμαστε σε είδη μουσικής Μην είχε εντυπωσιάσει αυτή η φράση Ήθελα να πω ε, από τον Γουίντον Μαρσάλις και να ξαναγυρίσουμε Λοιπόν στο swing ε, ε, Ξέρεις Ο κύριος εκπρόσωπος της μουσικής Του swing είναι ο Benny Goodman δεν ξέρω να τον θυμάσαι, ένας τίπος οποίος... Έπαιζε κλαρινέτο Και έχει φτιάξει φοβερές ορχήστρες Μπένι Γκουτμαν, πολύ μεγάλο όνομα Και το σημαντικό σε αυτόν ήταν Ότι σε μια φάση όπου Είχαμε πολύ έντονα ρατσιστικά φαινόμενα Εκείνη την εποχή που ξεπηδάει το swing Ξεπηδάει ο ίδιος με τις ορχήστρες που φτιάχνει Καταφέρνει να μαζεύει μουσικού διαφορετική φιλετική προέλευση για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Αμερική εκείνη την εποχή και πραγματικά ε, κάνει θράψη. Πάμε λοιπόν, swinging. Everybody stop the swing, let it out. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody stop the swing, let it out. Now you're singing with the swing when that music goes around but here's something you should know Ah, oh, swing swing swing swing everybody stop the swing let it who now you're singing with the swing it whoa -oh -oh. now you're singing with Ακούσαμε το swing, swing, swing, ένα κομμάτι που έχουμε αγαπήσει όλοι. Πάμε τώρα με το επόμενο σας. Και αυτό πασίγνωστο, δεν right. είναι όμως από τον είναι όμω από του Big Bad, Saya. Voodoo Daddy, Mini The The story of Minnie the Moocher She was a red hot beauty creature She was the roughest, toughest frill. Now Minnie had a heart as big as a whale. around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. Now he took her down, down to Chinatown, and he showed her About a king from Sweden. He gave her things that. She had a million dollars in nickels and dimes She sat around and counted one million times high the high Ακούσαμε του Big Bad Voodoo Daddy Σε ένα CD αφιερωμένο Στον Bob Calloway Και συγκεκριμένα ακούσαμε το Mini The Moucher. Μαζί μας έχουμε όμως και την Αλίνα Σαπρανίδου Η οποία ε, είναι μία από τις leaders Leader του συγκροτήματος των Manus Drum. Drum Που παίζει και κορτεόν από ό,τι ξέρω mm -hmm και Η οποία θα μας μιλήσει τώρα για swing ή για μανό δρόμοι, ό,τι θέλει τέλο πάντων. Καλησπέρα σα. Ε, είμαι η Αλένα καλησπερα σας ειμαι η σήμερα του Manners Drom, γιατί μας πετυχαίνετε σε μια φάση ηχογράφηση καινούριου δίσκου και όλοι έχουμε πολλές δουλειέ να κάνουμε με τους Manners Drom, οπότε εγώ εκπροσωπώ. Ε, δεν είμαι λίδερ, λίδερ είναι ο Δημήτρης Ψαλίδας, ο οποίος τους δημιούργησε και το... Είπα ένας, ε... Ε, Μία, μία, το... μία από Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα εκπροσωπώ το, το συγκρότημα, στο οποίο έχω την τύχη να είμαι μέλος από το 2017. Ε, μου άνοιξαν την αγκαλιά τους. Πολύ φιλόξενα η Manus Drum, ε, Γιατί ήθελαν να βάλουν ακορντεόν. Ε, η Gypsy Jazz λοιπόν είναι μια μουσική Που πατροπαράδοτα Δεν είναι το χαρακτηριστικό τους το ακορδεόν, Αλλά ε, έχει να κάνει με τη μουσική Του Django Reinhardt ενός κιθαρίστα τσιγκάνου της φίλης των Μανούς που υπάρχει στη Γαλλία και στη Δυτική Ευρώπη γενικά, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει πρώτα με ακορντεόν, συνοδεύοντας γαλλικά βάλς με το μπάντζο του. Οπότε το ακορδεόν ήταν ένα όργανο ρόσιμο για αυτή τη μουσική, ε, και έτσι ξεκίνησε, δηλαδή γυρίσαμε πίσω στι ρίζε, βάζοντα ε, ακορντεόν στου ε, μανού δρόμου. Ε, πρι, πριν ε, υπήρχε το Κλαρίνο, το, το, το Κλαρινέτο με τον Αλέξη το Σενάκη, και, ε, ε, και ακόμα υπάρχει σαν project, και ε, ε, υπήρχε και το τρίο που είναι ο πατροπαράδοτο τρόπο που θα βρούμε τη μανού στην Ευρώπη: Κιθάρα, σόλο, κυθάρα ρυθμική και κοντραμπάσο. Ένα μανού συγκρότημα που θα το βρούμε σίγουρα στι γειτονιέ του Παρισιού να παίζει.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 Εδώ λοιπόν ζωντανά στο μεταβεύτερο στο ραδιόφωνο που είναι στο πατάρι στο φιλόξενο Music Corner. Είμαστε με την άλλα σαπρανιδού του Μανού Στρώ. Swinging and gypsy jazz ε, Αλίνα Μπενοβιένω, όπως να, θα έχεις προσέξει <laughs> Για να δω λοιπόν αν έρχονται οι μας Έτσι και λίγο να τους υποδεχτούμε Και θέλω να μου πεις λοιπόν να πιάσουμε το νήμα Από εκεί που το αφήσατε με τον τάσο mm -hmm. ε, Και να μας μιλήσεις λίγο για όλο αυτό που χτίζεται εδώ και χρόνια Με mm -hmm. τους μανούς τρόμ ε, Και τι σημαίνει gypsy swing, swing jazz ναι, ωραίε ερωτήσεις. <laughs> λοιπόν, ε, θα ξεκινήσω πρώτα από το τι σημαίνει gypsy swing jazz, γιατί έτσι ξεκίνησα νομίζω και μανού drone. Ε, τι γίνεται τώρα αυτό, το συζητήσαμε και το, στο στούντιο. Η, η μεγάλη προσωπικότητα του Τζάνγκο Ράινχαρτ δημιούργησε πρακτικά ε, από τα καραβάνια των Τζιγκάνων και από τα δάση της Γαλλίας, τις επαρχές της Γαλλίας, ε, δημιούργησε... Ένα νέο είδο μουσική ε, τις δεκαετίες του 30 και του 40. Ήταν αυτό που ονομάζουμε swing, το οποίο βέβαια υπήρχε στην Αμερική και το, ναι, οποίο το συναντάμε κι αλλού, αλλά δεν υπήρχε με τον ευρωπαϊκό τρόπο και με το χαρακτήρα που ο Django Reinhardt το δημιούργησε. Αρχίζει λοιπόν και η Ευρώπη να χορεύει ε, swing, κάτι. Μάλιστα και η ταινία του Django... που πρόσφατα προβλήθηκε από την ΕΡΤ, που δεν δε θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα ε, για να εξηγήσει την αυτή μουσική, αλλά το δείχνει. Έφερε. Μια προσφυλή μελοδική jazz στις γειτονιές της Γαλλίας, η οποία ήξερε μόνο το γαλλικό τραγούδι και είχε πει από την jazz της Αμερικής και την έκανε πρακτικά κάτι με το οποίο όλος ο κόσμος ξεκίνησε να ακούει και να παραλυρεί. Ήταν ο μεγάλος κιθαρίστας Τζάνγο Ράινχαρτο, ο έγινε γνωστός. Έπαιζε με, με δύο δάχτυλα, είχε χάσει σε φωτιά στο καραβάνι του τα τρία δάχτυλα και αυτό ονομάζουμε Gypsy Jazz. Δηλαδή η Jazz που έρχεται από τους τσιγκάνου της Γαλλίας, γι' αυτό και Gypsy, αλλά είναι μια ευρωπαϊκή Jazz διαφορετική από την Jazz που γνωρίζουμε να γίνεται ένα λοιπόν μουσικό ιδίωμα της jazz διαφορετικό ε, παρότι έχει και μια άλλη ρίζα μια άλλη καταβολή και απλώνεται σήμερα πια σε πάρα πολλέ χώρες ναι. εγώ θέλω να πω για τους μανούς ντρομ που γεννιούνται λοιπόν μέσα από αυτό το μουσικό ιδίωμα ναι, ναι. Ε, ότι τους κυνηγάω χρόνια τους <laughs> ακολουθώ ε, με την Αλίνα πολύ πριν γίνει ραδιαφωνική παραγωγός εδώ στο μεταδεύτερο με τη δική της εκπομπή κάθε Δευτέρα και το σαλτιπάγκο τη. Ε, την κυνηγάω τους, κυνηγάω τους, ακολουθώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μουσικό ιδίωμα μου ταιριάζει φοβερά και θέλω να μου πεις λίγο την ταυτότητα τη μουσική. Μπράβο και το συνδέω και με την προηγούμενη ερώτηση. Τι συνέβη λοιπόν η ιστορία, το ιδίωμα και η μουσική αυτών των τζιγκάνων... Ε, που τότε ήταν περιπλανόμενοι και ακόμα κάποιοι από αυτούς είναι της Γαλλίας ε, παρέσυρε το Δημήτρη τον Ψαλίδα πολύ πριν το γνωρίσω εγώ και πριν δημιουργηθεί το συγκρότημα να πάει στη Γαλλία να γνωρίσει τους Γάνους και να, να δει αυτή τη μουσική από κοντά ε, οπότε το 2014 ελπίζω να μην κάνω λάθος ε, γιατί εγώ εκπροσωπώ τώρα. αν θυμάμαι καλά δημιουργήθηκε από το Δημήτρη τον Ψαλίδα ένα σχήμα Gypsy Jazz εδώ στην Ελλάδα το οποίο ε, είχε την πατροπαράδοτη βερσιόν τη Gypsy Jazz, solo κυθάρα, ρυθμική κυθάρα και κοντραμπάσου. Αυτή λοιπόν ήταν και η αφετηρία. Η συγκίνηση για αυτό το μεγάλο του Τζάγκο Ράινχαρτ και ο τρόπο ζωή και γκρούβα των Τσιγκάνων, το, το διαρκέ 2-4, ε, οι χορδέ τη κυθάρα παρέσυραν πρώτο τον Δημήτρη Ψαλίδα και μετά του συνοδοιπόρου του, που τότε, αν δεν κάνω λάθο, ήταν ο, ο Κώστα Οκλάγκο, εξαιρετικό κοντραμπασίστα ναι, ναι. και. Ο, ο, ο, ο, ο Γιώργο Κωστούρο, ε, οι οποίοι. Ε, ε, ε, ζητώ συγγνώμη έχω κάνει λάθο, κάποιο όνομα. Ε, οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Υπήρχαν και άλλε μπάντε, υπήρχαν και swing up MD, υπήρχαν και άλλε μπάντε που κάνανε αυτό στην Ελλάδα. Σχεδόν ταυτόχρονα όμω, αρχίζουμε να μιλάμε για τσίψη, τζάζ ελληνική, στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι εσύ, ο δικός σου ρόλος, είναι ε, της ακορδεωνίστα ακordeonis, εκεί σε αυτή την ομάδα. Πώς δένει αυτό, πώς γίνεται αυτή η μουσική ταυτότητα και κουμπώνει με τους υπόλοιπου, το ακορδεόν δηλαδή η προϋπήρχε ως ενορχήστρωση mm. στην Gypsy Jazz, έρχεται και κουμπώνει βάζοντας μια νέα πινελιά... Πώς γίνεται όλο αυτό. Ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, έχει ενδιαφέρον. Πολλοί ε, νομίζουν ότι το ακορδεόν είναι ένα όργανο της ψιψητζάζ ε, συνεκβανών. Δηλαδή, χωρίς αυτό δεν ναι, γίνεται να ναι. παίξουμε. Και όμω δεν ισχύει, αλλά ε, έχει φοβερά σημαντικό ρόλο γιατί... Ο Τζάγκο Ράινχαρτ τα πρώτα του χρόνια έπαιζε με ακορντεόν. Το είπαμε και πριν, νομίζω αυτό. Ε, έπαιζε με ακορντεόν στι κακόφημε γειτονιές του Πιγκάλου, όπου το να χορεύει βάλ ε, γαλλικά ήταν ένα τρόπο ε, συναναστροφής. Και ε, έτσι έβρισκε και το τέρι σου, νομίζω, σε βιογραφίες που έχω διαβάσει τουλάχιστον. Ε, οπότε, σε αυτέ τι κακόφημε περιοχέ του Παρισιού, που το βάλ δεν ήταν καθόλου ροζ και καθόλου όπω φανταζόμαστε εμεί Βρισκόταν ανάμεσα σε πόρνε και μαχαίρια που βγαίνανε την ώρα που οι ναυτικοί χορεύανε βάλει με τι με τις κοπέλε που βρίσκαν στο Παρίσι. Ο Τζάγκο Ράινχαρτ συνόδευε μεγάλου ακορντεονίστε τη εποχή όπως ο Γκερίνη παίζοντα μπάντζο. Και κιθάρα μεταγενέστερα. Οπότε η αρχή τη Gypsy Jazz μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται χωρί ακορντεόν. Μεταγενέστερα όμω τι έγινε. Συνεργάστηκε στο Hot Club de France με τον Στεφάν Γκραπέλη. Έναν μαγευτικό βιολιστή, εξέχουσα προσωπικότητα της Gypsy Jazz, ο οποίος πήρε τα είνια και μας έκανε γνωστή τη Gypsy Jazz πια με βιολή. Ε, το ακορντεόν έμεινε στο chanson φρανσαίς, ε, στο chanson της Γαλλίας, στο, ε, στα καφέ Chantan του Παρισιού και, και στην Αντίθπιαφ λίγο πιο μετά ή και σύγχρονα τα τελευταία χρόνια του Django Reinhardt. Οπότε το συναντάμε πιο πολύ εκεί και όχι τόσο τσίψη, Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αν πάμε σήμερα στο Σαμουά, που από εκεί γυρίσαμε και όλες τις πέρυσι και θα βρεθούμε, ελπίζουμε και φέτο. Ε, δεν θα βρούμε ακορδονίσες να παίζουν σε ένα τζίψι τζά σχήμα. Θα βρούμε. Απλά δεν είναι και το κυρίαρχο σχολιστικό. Ναι, δεν όργο. είναι το συνηθισμένο πια. Είναι η και μετά θα συναντήσουμε το, το βιολί και το κλαρινέτο. Αλλά θα, θα βρούμε σίγουρα και το ακορντεόν. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η jazz δεν σταματά ποτέ Ότι πάντα εξελίσσεται Είναι ένας ζωντανός οργανισμός Και σταματής πάρχας Στον ήχο Και την ακούσουμε τώρα Μπράζι Να δούμε λοιπόν Swing Gypsy Jazz Με τους Μανούς Τρόμ Εδώ στο ραδιομαραθώνιο jazz Στο μεταδεύτερο Από τις 10 έχουμε ξεκινήσει και τα καλύτερα έρχονται Πάμε λοιπόν Ai, ah, ai pra cortina do passado tira mais preda do cerrado vou do retogungo no congado do Brasil pra mim O seu vestido redando Brasil pra mim pra mim Brasil. Τζαζ λοιπόν, Μανούς Τζαζ όπως αλλιώς μπορεί mm. να το Ακούσετε ε, Εμπνευσμένο από έναν Ρωμά κυθαρίστα Τον Τζάγκο Ραϊνχάρτ Είναι μαζί μας η Αλήνα Σαπρανίδου, ρατεφωνική παραγωγός Του Μεταδεύτερου, εδώ λοιπόν στο σπίτι μας Είμαστε και οι δύο, μιλάμε για τους μανούστρομ για το συγκρότημα αυτό Που φέρνει αυτό το Μουσικό ιδίωμα από τη Jazz, Εδώ, στο σπίτι μας Στην ε, ε, Χώρα μας και ε, να δούμε λιγάκι τώρα Ποια είναι τα σχέδιά σας Πού mm. πάτε, <laughs> τι θα κάνετε λοιπόν, Πού θα ε, ταξιδέψετε Θα ταξιδέψουμε πολύ Μας αρέσει τα ταξίδια ε, Τα σχέδιά μας Πέρσι βρεθήκαμε ε, Ταξιδέψαμε στο χωριό του Τζάνγο Ραϊχαρτ Εκεί που πέθανε ο κιθαρίστας Τζάνγο Ραϊχαρτ Και έζησε το τελευταία του χρόνια Στο Σαμουά, Σιωχσέν Που είναι ένα χωριό έξω από το Παρίσι 45 λεπτά και εκεί πέρα βρίσκονται και γίνεται το, το κλασικό φεστιβάλ ε, Gypsy Jazz ε, Αφιέρωμα στο Django ε, Με τους τσιγκάνου στη Γαλλία ε, Βρεθήκαμε εκεί, παίξαμε μουσική ε, Γνωρίσαμε τους Τσιγκάνους ε, Παίξαμε μαζί τους Και μετά από αυτή τη φοβερή περιπέτεια Γιατί το κάναμε σαν γκρουπ Γιατί πάντα πηγαίναμε στο... Ο Δημήτρης ναι. Ψαλίδας ε, ταξίδευε στο Σαμουά Και πάντα είχαμε μια επαφή Ποτέ όμως τόσο οργανωμένο συγκρότημα. Ε, εντάξει, ήταν φοβερή εμπειρία και αποφασίσαμε ότι θέλουμε σαν συγκρότημα να βρισκόμαστε εκεί πάντα, κάθε χρόνο. Οπότε τα πλάνα μας είναι, αν καταφέρουμε και φέτος, να βρεθούμε εκεί. Πέρα από αυτό όμως, ε, δεν ξέρω αν αυτό θα υλοποιηθεί γιατί. Γιατί τα υπόλοιπα σχέδιά μα είναι ε, να προχωρήσουμε στον ε, τρίτο δίσκο ε, των Μανούς με πρωτότυπε συνθέση του Δημήτρη Ψαλίδα, ε, ο οποίο γράφει μουσική. Έχει... Κρατώντα όμως πάντα αυτό το στυλ. Αυτή την ταυτότητα τη μουσική. Ακριβώ. Πάντα σε στυλ μανούς πάντα σε στυλ Jim Jazz. Ε, Έχοντα κι αυτό επισκεφτεί χρόνια το Σαμόα, έχει πάρει την Essence. Θα χρησιμοποιήσω γαλλική λέξη, αφού <laughs> γιατί Γαλλία κάνουμε λόγο. Και ε, μπορεί να την ενσωματώνει, νομίζω, στι συνθέσει του, οι, οι οποίε όμω έχουν και κάτι θεωρώ εγώ πιο επηρεασμένα από την κλασική μουσική. Εμείς τώρα καλούμαστε ως μέλη της μπάντας να μπούμε δημιουργικά με διάφορα μουσικά όργανα, ε, παίζοντας ε, πάνω στη συνθέση του Δημήτρη Ψαλίδα. Και ενδεχομένως να έχουμε και ένα κομμάτι του Τζάνγκο Ράινχαρτ ως αφιέρωμα στον μεγάλο κιθαρίστα. Ε, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά σίγουρα προχωράμε στην ε, ηχογράφηση του τρίτου άλμπουου, από την FM Records που είναι και η δισκογραφική εταιρεία που μας υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, οπότε δουλεύουμε πυρετοδός, εγώ παλεύω να φτιάξω το εξώφυλλο του δίσκου, ε, όλοι κάνουμε πρόβες. <χι> <χι> όμορφα πράγματα. Ευελπιστούμε να ξεκινήσουμε τα street party, ε, τα πατροπαράδοτα που κάναμε πέρυσι που είχαν μεγάλη επιτυχία και σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εκεί στην Πλάκα. Ε, στην πλατεία Φιλική Εταιρεία όπου γίνανε κάποιο πάρτι με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ήταν πολύ αυθόρμητα και ωραία. Όπως αξίζει στους πάνω στο δρόμο, στην πλατεία. Έτσι, αυτός <laughs> είναι ο φυσικός χώρος. Ε, καλή αντάμωση λοιπόν Αλίνα, σε ευχαριστούμε εντάμωση. πάρα πολύ που σου εδώ. Ε, και έτσι μας μίλησες για αυτή τη μουσική ταυτότητα της Jazz το άλλο κανάλι. Ε, και τι να πω, να τα καταφέρετε να πάτε λοιπόν στο Σαμουά, στο φεστιβάλ αυτό που γίνεται για το Django Reinhardt. Mm. Και εμείς σας ακολουθήσουμε κιόλα. Ε, θα χαρώ πάρα πολύ Καλή αντάμωση <laughs> έτσι κι αλλιώς Και προχωράμε με ένα κομμάτι που αν δεν κάνω λάθος είναι η σύνθεση του Δημήτρη Ψαλίδα ναι. Από τους Μανούς ε, Δρόμ ε, Είσαι ένας άγγελος στην ισπανική αν δεν κάνω γλώσσα Που όμως ε, έχει πολύ Τζιψιτζάζ μέσα του Δεν ξέρω τι ήθελα να πει Αλλά το αγαπάω Τέλεια, να είσαι καλά <laughs> Πάμε να δω. ακούσουμε Ευχαριστώ πολύ Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα 8-ωρο πρόγραμμα. Μπορεί να γίνει και 10 ώρα. Εξαρτάται βέβαια από του ιδιοκτήτε εδώ τη εταιρεία. Μπορεί, μπορεί να γίνει και after. Και after, αλλά αποκλείεται. Αποκλεί. Ε, Τέλο πάντων, ένα μαραθώνιο jazz, τον οποίο τον έχουμε επιλέξει και τον κάνουμε εμεί οι και... δυο. Εγώ και οι Επιτετρωμένη εδώ του όλου προγράμματο. Θα αρχίσουμε να λέμε τα δικά μα τώρα. Έτσι, να γελάσουμε και λιγάκι, να μην το πάρουμε τελείω τα σοβαρά, γιατί η ζωή δυστυχώ μα έχει διδάξει ότι πρέπει να έχουμε και λίγο χιούμορ διαφορετικά. Είμαστε Την πολύ σοβαροί. Σοβαροφανεί δεν Ακριβώς. είμαστε. Ακριβώ. Όχι, σοβαροφανεί είμαστε και δεν είμαστε καθόλου σοβαροί. Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι. Όχι, ποτέ. εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι... είμαι σοβαρή Δεν είμαι σοβαροφανή. Δεν ήμουνα ποτέ. Οπότε δεν με πειράζει να πούνε όπως θέλουν Άλλωστε το βουρμάδι, το ξέρουν Και γι' αυτό ζω, συνεχίζω να ζω έτσι Παρακαλώ κυρία μου, μπορείτε να πείτε ό,τι μπορείτε, ό,τι θέλετε Είμαστε εδώ για σα να σας ακούσουμε Ακούγεται, <laughs> ακούγεται στο αμερικανικο στάιλ τώρα Ό,τι προερίστε Το ε... πεζοαμερικανικό style ναι, κύριε Τίποτα κύριε. Σκέφτομαι λιγάκι τα δομικά στοιχεία yeah. της μουσική, Αυτής της μουσικής, η οποία... Έχει τόσα παρακλάδια Σκεφτόμουν δηλαδή θα παίξουμε καθόλου Dixieland Αυτό Βεβαίω, το κομμάτι, αυτό το ρεύμα και και ε, Που μου αρέσει πάρα πολύ Σκέφτομαι δηλαδή ε, διάφορες, ε, διάφορα είδη Σκέφτομαι επίσης Όλες αυτές τις διαφωνίες Και όλες αυτές τις blue Chesh. notes hey, Πολλοί πολύ Dixieland παίζουν στην πράγα ναι. ναι, υπάρχουν και διάφορα μπαράκια που παίζουν διξιλαντ από το πρωί μέχρι τις 9 Πώς ενέα... συνδέθηκε με την πράγμα η διξιλαντ 9 το βράδυ. γιατί είναι τουριστική η και εντάξει τόπου Την έχουν συνδέσει με την τζαζ, η οποία τζαζ είναι και ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο Δεν είναι μόνο αμερικάνικο Και ίσως τελικά από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να απλώνεται με διαφορετικό τρόπο Το είπα και πριν γιατί έχουμε... Ε, άλλα μέσα επικοινωνίας αυτού του είδους, να εξαπλώνεται λοιπόν με έναν διαφορετικό τρόπο. Έχω την εντύπωση δε ότι από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η avant-garde της τζάζ έχει αρχίσει και απορρίπτει λίγο τον προκαθορισμένο τρόπο των αρμονιών και της ενορχίστρωσης και φτιάχνει ένα δικό της στυλ, ένα δικό της πρόσωπο. Θα το δούμε με τους ναι, κυρισμένους το, το μας. το, το λεγόμενο, λεγόμενο bebop Ακριβώς. Ο Θα κύριος, το δούμε. Ε, ε, ο... Ο κύριος εκπρόσωπος Εκφραστής ναι. κυρίες της, της ιστορίες Είναι ο Τσάρλι Πάκερ ε, ναι. Ο οποίος ε, Άρχιζε να παίζει Και ενώ έπαιζε Σωστά πραγματάκια ήρεμα κλπ Ξέφευγε τελείως Άλλωστε υπάρχει, υπάρχει και ένα φιλμ Για την ζωή του Που ήταν πολύ καλά ε, Δομημένο Και, ε, και ο Ντιζιγκί Λέσπη Ο οποίος τον ακολούθησε μαζί δηλαδή και δημιουργήσαν αυτό το λεγόμενο Bebop Το οποίο λίγο πολύ, ενώ, α, Ακούμε ακόμα swing Εμείς δεν πειράζει Bebop θα ακούσετε πολύ γιατί έχουμε πολλή πράγματα Ναι, ναι έχουμε, Να έχουμε φέρουν, δρόμο έχεις. ακόμα ε, Έτσι λοιπόν με το Bebop Ουσιαστικά ενώ Η βάση της jazz είναι μια σύνθεση Όπου με απλό τρόπο Ενορχιστρώνεται και γίνονται και κάποιες παραλλαγές Αυτό ε, αλλάζει λοιπόν από τα μέσα του 20ου αιώνα και παίρνει μια άλλη μορφή ε, τι άλλο να πούμε ας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε Gonna play for you. Ain't nothing to it, and it's easy to do. Call the Callaway Bull Game. The Callaway Bull Game. Who keeps boy, you grooving 24 hours a day. If you like music with a boogie beat, here's a little ditty that's so really alright. It's yes. the Callaway Boogie Game. The Callaway Bull Game. Who keeps you grooving 24 hours a day the blues the other day The cats started swinging and they blew them away With the Callaway Pool Game The Callaway Game Keeps you grooving 24 hours a day We play waltzes, bebop and jump It's the kind of music gonna keep you alive It's the Callaway Pool Game The Callaway you 24 hours a day Λοιπόν χάτι, ναι, listen up και το Boogie ήταν συνδεδεμένο με την τζαζ, θα έλεγα. Ακούσαμε το Callaway Boogie από τους Big Bad και συνεχίζουμε. Έχει να μου κάνει ερωτήσει η και εγώ θα την. Να απαντήσω. πούμε ότι είμαστε στο πατάρι του Μεταδεύτερου, εδώ το στο Music πλέον. Corner. Ακού... Εσύ, Όλη η Ελλάδα. Η άλλη. Όλη η Ελλάδα πλέον. <laughs> Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Ε, είμαστε λοιπόν εδώ στο Μεταδεύτερο. Τώρα που μιλάγαμε για την bebop μουσική και για τον Charlie Πάρκερ ε, θέλω να σου πω λοιπόν. Ε, είχε ένα πορατσούκλι. Ε, τον έλεγαν Bird. bird. bird, oh, bird ναι. okay. Λοιπόν, ο τύπο αυτό είχε πει. Uh, τον είχα ακούσει, δηλαδή να λέει, είχα διαβάσει κάπου Ότι πριν αποφασίσει να εμφανιστεί στο κοινό Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια Δεν έκανε καμία εμφάνιση Αλλά με, μελετούσε καθημερινά 11 έως 15 ώρες Επί τέσσερα χρόνια για να είναι έτοιμος να εμφανιστεί, να παίξει το ευρύ κοινό Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως και το είπαμε και πριν και με τους καλεσμένους μας Η μελέτη σε κάθε πράγμα, αλλά και στη jazz Είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, πολύ απαραίτητο Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα στοιχείο το οποίο ε, βγαίνει από τη μελέτη Δεν είναι τυχαίο, έτσι Οπότε... Η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω Αυτός τώρα. Αυτός και, και πολύ μελέτη, αλλά και αυτοκαταστροφικό, πέθανε δυστυχώ ναι, πολύ νέο ναι. ε, τη στιγμή που είχε απογειώσει τα πάντα. Ναι. Αυτά συμβαίνουν όμως στον χώρο της μουσικής και δεν είναι Και αυτά συμβαίνουν είναι νώριμο, και με πολύ ανθρώπους. Ε, η αποκλήνηση της συμπεριφοράς των καλλιτέχνη, τον βαθιά ε, ταλαντούχο καλλιτέχνη είναι ένα στοιχείο που μπορεί και να τον ακολουθεί όχι πάντα αλλά μερικές φορές ε, τον ακολουθεί αρκετά έντονα. Ε, ο προγραμματισμός λοιπόν η μελέτη και η ερώτηση που θέλω να σου κάνω τάσο είναι το εξής πώς φαντάζεσαι. Ότι θα είναι η jazz, η jazz μουσική με όλα τις τα κανάλια, με όλα τις τα παρακλάδια 100 χρόνια μετά ε, Να ας πω την αλήθεια δεν ξέρω Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα δεν μου αρέσει καθόλου Γιατί έχει μπει hip hop με τη jazz και κάνουν πράγματα Τα οποία εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν Δεν είμαι πιουρίστας, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο, ίσα ίσα Μ' αρέσουν ε, ε, οι καινοτομίε, τα καινούργια πράγματα Αλλά αυτό δεν μου αρέσει καθόλου το πώ εξελίσσεται αυτή τη στιγμή Δηλαδή το είδο του στυλ. Όχι, δεν τώρας. είναι ότι εξελίσσεται. Ε, πάνε να προβάλλουν περισσότερο αυτό το στυλ και δεν μου αρέσει καθόλου. Παίρνει έναν άλλο δρόμο λοιπόν. Ε, βέβαια. Γιατί έχουν προβάρει και πριν ε, με τη Fusion ε, ή τέλο πάντων με κομμάτια τα οποία δεν άρμοζαν σε, σε πολύ καλού και μεγάλου καλλιτέχνε και ε, αυτό φάνηκε γιατί τα έκαναν λίγο μόρφια και δεν είχαν καμία επιτυχία. Έστω ε, ρε, παιδί μου, να πει. Ε, Εμπορική, να πει ότι το κέρδισαν από αυτό το φαινόμενο οπότε ξαναγύρισαν στην κλασική jazz, αυτό που ήξερα να κάνουν καλύτερα Ναι, πάμε λοιπόν να ξαναγυρίσουμε στη μουσική και ε, πε μα το Ναι, θέλω ακούσουμε. να ακούσουμε μια και ανέφερα την πράγμα προηγουμένως, θα ακούσουμε κάτι από Λουίς με τους All Stars στην πράγμα Για ακούστε λοιπόν λιγάκι Shining on the fields below. The folks are groaning south and low. You needn't tell me, boy, because I know, yes. When it's sleepy time down south, yes the soft wind blowing through the pinewood trees the folks down there live a life of ease when old mammy falls on the knees yes when it's sleepy child down Yes, steamboats up the river coming to go in. Ba ba that day of apples in. Splashing the night away. Bye, bruh, doo doo doo doo hear those banjos ringing, and our folks are singing, and they dance till the break of day. Yes. He rode Southland With his dreamy song He'll take me back right Where I belong Right in My mammy's arm Bandai But this bad, that's do do do this, total, that total, do total, total, Έχουμε λοιπόν ακόμα κάτι από τον Λουί Άνθρωπ με του All Stars, ηχογραφημένο στην Πράγα. Τα λέει όλα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Yeah. Θα... Δημοhr点... Ενώ είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο <στοί> καλεσμένο σε λίγο. Θα τα ακούσετε ζωντανά <στοί> από το μεταδεύτερο. <στοί Swires> Got a hole in it. We can't find a room. Yes, not a hole in it. Man, the bucket's got a hole in it. The bucket's got a hole in it. I felt right there. She keeps a knocking, but she can't come in. She keeps a knocking, but she can't come in. She keeps a knocking, but she can't come in. There's another mule in the store Ακούσαμε Louis Armstrong από την Πράγα που ηχογραφήσε όπω σα έλεγα μαζί με τους Χη. All stars. Και έχουμε έναν κοροτζή επίση εδώ. Δεν είμαι εγώ, είναι κι άλλο κοροτζή εδώ. Yeah. Γιατί προηγουμένω λέγανε μισό λεπτό, ε, ποιο είναι αυτό, είναι <συσχεσίλαι> για, να, για να τον ακούσουμε, λέω. Για να είναι στερεοφωνικό ο ήχο των κοροτζήδων. Γεια σα. Καλώς, Καλώς ήρθε λοιπόν εδώ στο Μεταδεύθερο, στο σπίτι μα, στο Πατάρι, του Music Corner και σε αυτό το ραδιομαραθώνιο της Jazz Και είναι κιθαρίστας, το ήξερες Εσύ τι λες Α, το ήξερες, <laughs> όλα τα ξέρει ο Τάσος <laughs> Είναι κιθαρίστας και μάλιστα ηλεκτρική κιθάρα Τώρα πώς γίνεται? θα μα πει πώ γίνεται να συνδυάσουμε την ηλεκτρική κυθάρα με την jazz, γιατί έχω την εντύπωση, ε, Δημήτρη, ότι η ηλεκτρική κυθάρα παραπέμπει σε ένα άλλο είδο τη jazz, electronic jazz. Είναι έτσι, ή κάνω όχι, όχι, όχι, όχι απαραίτητο. Όχι. Όχι, Απ' την αρχή η jazz είχε η ηλεκτρική κυθάρα. Ακριβώ. Απ' την αρχή είχε από ηλεκτρική από το, από το 40. Θέλουμε να μα πει λοιπόν. Οι, οι κυθάρε ήταν πολύ πιο μεγάλε, έτσι δεν είναι. Στην αρχή ήταν οι μεγάλε, ναι. αλλά δεν είχαν μαγνήτε, ήταν ακουστικέ. Ναι και παίζανε στις σι, σι, big band αυτές οι κιθάρες αλλά ακούσαν πολύ λίγο ο Count Basie μάλιστα είχε μια τέτοια ότι εντάσεις που ήθελε να φτιάξει τα όργανα έλεγε πρέπει να ακούγεται η κιθάρα Μαι. που ήταν 25 πνευστά ας πούμε μαζί ε, μετά όμως μπήκε και ο ηλεκτρισμός στη συντράζει. δεκαετία του το εξήν ναι, ναι, για πολλούς έτσι οι κιθαρίστες ναι, ο Τσάρα Λεκριστιαν έβαλε πρώτο τον ηλεκτρισμό Πολύ. πολύ ήταν ε, το πολλά, 50 ξέρει πολλά ο κύριος να, να το Έχω ακούσει πολύ τζαζ. Καιρόκου, βέβαια. Είπε μία λέξη έξω, δεν τον ακούσετε. Θα την πω λοιπόν εγώ και θα κάνουμε μία συζήτηση πάνω σε αυτήν. Είπε τη λέξη αλληλεπίδραση. Δημήτρη, μου είπε λοιπόν τη λέξη αλληλεπίδραση, που είναι μία λέξη κλειδί για σένα, γιατί σε βάζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο τη τζαζ. Θέλω λοιπόν να μου εξηγήσει αυτή την αφορμή που σε βάζει μέσα στον κόσμο τη τζαζ, που είναι η λέξη κλειδί, η λέξη αλληλεπίδραση. Πε μα λίγο γι' αυτό. Για μένα η διαφορά της jazz με τις άλλες σύγχρονες μουσικές κυρίως είναι αυτή, ότι υπάρχει interaction ανάμεσα στους μουσικούς. Δεν έχει το σημασία, δηλαδή, αν παίζεις ένα κλασικό κομμάτι jazz, μπορεί να παίζεις και pop κομμάτι. Αλλά στην ουσία το παίζεις παίζει jazz. Όταν υπάρχει η αλληλεπίδραση αυτή. Ναι. Δηλαδή δεν είναι όλα έτοιμα από πριν ότι θα πει. Παρ' όλα παρ αυτά όμω έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο μουσική ταυτότητα και ε, κτισήματο. Η Reggie αυτή τη στιγμή έχει 17 ήδη. 17 ήδη. Δηλαδή γιατί κάποια στιγμή βαρεθήκαν όλοι να παίζουν και τα standards του, του 50 που στην ουσία είναι κομμάτια από μουσical. Okay. Οκ. Προχώρησε γεννάει, αυτό το γεννάει, πράγμα. Είχε το ρόλο ναι. μετά ενώθηκαν αυτά τα δύο. Ειδικά για του ηλεκτρικού κιitaristas. Το ροκ mm. ήταν μια μεγάλη αλλαγή, στο έχω χρωμά. Δημήτρη, <συσίλω> να σα ρωτήσω κάτι. Εκτό από Τσάλι Κρίστιαν, ποιο άλλο αρέσει από Μουσικούς τζαζ. <κυρίζον> ο Γκραγκριν. Καλό και ο Γκραγκριν. Ο Μοντγκόμερη. Φωτή καλό. Δεν είμαι σίγουρο. Να σου βάλω κάτι από τον Ναι, έχουμε Πρώτα θα ακούσουμε κάτι δικό σου όμω. Οκ, okay, θα, Εντάξει, θα ακούσετε να... κάτι από το CD το Έμπαθη που είχα κάνει το 2017 Ναι, το οποίο για πες μας λίγα πραγματάκια γι' αυτό Κοίτα, αυτό Είναι, είναι, είναι κάπω διαφορετικό Είναι αλλοπρός άλλα τα κομμάτια δηλαδή έχω από fusion ηλεκτρόνικη στοιχεία και ένα κομμάτι που μπορώ να το πω καθαρά τζάζ α πούμε Αμα θέλετε το βάζετε είναι το After the Rain Αυτό είναι η μόνη μπαλάντα στο δίσκο Άισε. που μπορεί να πει ότι είναι πιο κλασική τζάζ μισό λεπτό και θα το βάλουμε γι' αυτό ε, λοιπόν πάμε για το After the Rain να πω και ποιοι παίζουν βεβαίως πρέπει να τα πει, πάντα εμείς τα λέμε το ξέρει πολύ καλά πες τα λοιπόν εκτός από μένα στην κιθάρα είναι ο Δημήτρης Οκόλιας Αξόφωνο ο Λέανδρος ο Φράτνικ Τύμπανα και μπάσο ο Μάκης ο Μπουκάλης και όλα αυτά είχαν γραφτεί στο στούντιο του Βασίλη του Ποδάρα που είναι και η και παράγωγη και όλα. Για να δούμε είναι αυτό. Όχι, είναι λάθος. Λοιπόν, οπότε θα το βρούμε κυρίως εκεί, γιατί το έχω... Ξέρετε τι γίνεται. Το 4, πάνε. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω το π, π, π, πρέπει να βάλω, αλλά... Mm -hmm. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε μπάσκετ. Μπορέσα και τα κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, έτσι <σχωμά trumpet> είναι. Είμαστε ζωντανά λοιπόν στο μεταδέστερο εδώ, στο Πατάρι, στο Music Corner. Σε ρώτηγα πριν, Δημήτρη, έτσι που ήμασταν έξω και είχαμε πια λίγο την κουβέντα, Ποιο είναι, είναι αυτό ο πρώτο ήχο, Ποια είναι αυτή η αφορμή που σε οδηγεί να ασχοληθεί με την jazz. Μου είπε λοιπόν ότι σε μάγευσε η αλληλεπίδραση. <σχωμά> η, αλληλεπίδραση. <σχωμά> η αλληλεπίδραση, το interaction, όπω λε και εσύ χαρακτηριστικά. Εάν κάποιος σε ρώταγε λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση πάρα πολύ με τη τζάζ, ε, πώς θα του εξηγούσες τι είναι η jazz μουσική, ε, σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει από μουσική, τι είναι η jazz μουσική για σένα, πέρα από αυτή την αλληλεπίδραση. Τι είναι Είναι τα, οι δρόμοι αυτοί Είναι αυτές οι blue notes που προστήθενται Είναι οι και Είναι ο αυτοσχεδιασμός Είναι αυτές οι παραλλαγέ Οι οποίες μοιάζει να σε οδηγούν σε ένα άλλο κομμάτι Αλλά τελικά είσαι ξανά πάλι στην αφετηρία Τι είναι για σένα ε, η jazz μουσική Και πώς θα το εξηγούσε σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει από μουσική Για μένα η βάση του ότι καταρχήν jazz είναι μαύρη μουσική Μαύρη Έχει μουσική Θα δώσουμε αυτά Βάλιστα. τα εύσημα. Γιατί... Το swing είναι βασικά ο, ο ρυθμό, η αίσθηση του ρυθμού. Mm -hmm. Συν ε, η αλληλεπίδραση που είπαμε, δηλαδή ο σχεδιασμό, αλλά που ο ένα απαντάει στον άλλο. Δεν παίζουν κάτι έτοιμο από πριν ή μουσική. Αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Αυτό ε... είναι το πιο σημαντικό γιατί πια δεν έχουν σημασία. Δηλαδή, άλλη αρμονία χρησιμοποιούσαν τα κομμάτια του 50, του 60. Ναι, σωστά. Άλλοι μετά, ή ο Μάλις Δέβης ας πούμε έπαιζε pop κομμάτια η Στα τελευταία του τον θέμα. Ναι, Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο Τα οποία όμως, με τον τρόπο που τα έπαιζε ήταν η ναι. Δεν ήταν ανάγκη να βάλει δύσκολες αρμονίες ή οτιδήποτε για να το κάνει τζάζ Για μένα είναι δύο πράγματα, είναι το swing και το blues Μάλιστα Αυτά τα δύο είναι η mm -hmm. η βάση, έτσι. Ναι, ναι. Η μετέπειτα εξέλιξη της jazz από το swing και το bebop ναι, μου είναι πολύ ενδιαφέροντα με μετέψη τη και πιο πολύ ίσω σαν ηλεκτρικός κιθάριστας ναι. Γιατί η ηλεκτρική κυθάρι παλιά στην τζάζη δηλαδή, είχε ένα ρόλο συγκεκριμένο αυτό το ηχόχρωμα. Μετά βάζοντα πιο overdrive και τέτοια στον ήχο, έχει άλλε δυνατότητε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, Προσωμιάζει ναι. με πνευματικό πιο πολύ. Ναι. Έχει διάρκεια στον ήχο σου. Τέρι Για μένα ο Χέντρικ α πούμε τζάζε. Δηλαδή το τρίτο του Χέντρικ αλληλεπιδρούσε ναι. μεταξύ του. Mm. Δεν ήταν ε, παίζουμε τα στάνταρ και από πάνω ο σολίστα ε, είναι τι καλό που είναι. Υπήρχε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτό που παίζει τον Μπάσο, η Κιθάρα και τα τύμπανα. Και ήταν, γι' αυτό ήταν και τόσο δεμένη αυτή. Ηταν απίστευτα καλή. Ε, κάπου λέει ο Πατ Μέθενη, mm. πίσω από ένα δίσκο του Wes Μοντγκόμερ, Προλογίζει ότι το καλύτερο τρίο που έχω ακούσει μετά του Wes Μοντγκόμερ ήταν του Τζιμι Χέντριξ. Mm. Γιατί είχε αυτή την αλληλεπίδραση. Παρότι και οι άλλοι δύο ήταν λευκοί, δεν ξέραν τζάζι οι άλλοι Ούτε ο Τζίμι ήξερε ακριβώ τζάζι. Mm. Αλλά είχε αυτό το feeling. Και αν δεν είχε πεθάνει, θα είχαμε ακούσει <σχυσίλυν> ναι, κι άλλα πιστεύω, και άλλα αυ... πράγματα. Ήταν έτοιμο να βγάλει ναι. και με το Miles το <σχυσίλυν> δίσκο. Ακριβώ. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε μια και το έχω ετοιμάσει. Το κομμάτι που είπαμε προηγουμένω είναι το Waves. Ανέφερε το Waves το 4, το After the Rain. Το after the rain. Συγγνώμη, αυτό έχω ετοιμάσει. <laughs> Εντάξει, συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να, ακούσουμε. Πάμε, λοιπόν, να τα ακούσουμε. Ακούσαμε το After the Rain από το Empathy του Δημήτρη Κόροντζη και άλλος Κόροντζης εδώ λοιπόν γιατί έχετε αρχίσει και λέτε μα έχουν κάνει λάθος το όνομα εγώ δεν είμαι μουσικός εγώ απλώς DJ είμαι ήθελος πάντων μουσικός παραγωγός για να τα πούμε καλύτερα λοιπόν συνεχίζουμε Δημήτρη μου αφού μας πει ας πούμε το, αυτό και διαλέξουμε το Αυτό που ακούσαμε ήταν μια μπαλάντα ναι. που την είχα γράψει όταν έκανα μαθήματα jazz χαρμονίας πολλά χρόνια πριν, ναι. πάνω από 25. Okay. Και μετά <coughs> κάποιες στις αποφάσισα και το πήρα κάποιου μουσικούς και το... το παίξαμε το κομμάτι, γιατί είναι και το μόνο κλασικό κομμάτι jazz στο δίσκο. Μάλιστα. Το okay. επόμενο που θα ακούσουμε, το Jet Kun Shuffle, είναι πιο fusion jazz ας πούμε, οι ίδιοι οι μουσικοί παίζουν εκτό από το Μπάσο. Ε, και το λέω Τζέτκουν Σάφλι γιατί Τζέτκουν είναι. Εγώ έχω ασχοληθεί χρόνια με κουνφού. Μα γι' αυτό, ακόμα αυτό, θυμάμαι. αυτό, ναι, αυτό ήθελα να το θυμάμαι. Συγγνώμη και ήθελα να το πω. Και προηγουμένω λέω για κάτσε τι. Λάθο έχω κάνει. Για πε Ήμουν τυχερό να γνωρίσω το κουνφού από mm. τα 18-19. Mm. Μέσω και από ένα πόνο συμπληκτή από τη μελέτη. Ναι, βέβαια. Και το ξεπέρασε αυτό το πόνο. Και Μετά από τη μια ορμόνη ξανάρι πότε. Σοβαρά. Το πρώτο επιφύλακα. Θα μου πει και εμένα να κάνω γιατί έχω Τώρα πλέον επειδή έχω κάνει πάνω από 10 χρόνια το κάνω τα έτσι. Πού είναι και αυτό Γενικώ αλλά αυτό έχει και στο πνευματικό το Πολύ δύσκολη φόρμα στο κουμφού, με mm -hmm. αέρες, κλωτσιέ και τέτοια, πολύ κουραστική που την έκανα παλιά. Mm -hmm. Οπότε επειδή και το κομμάτι έχει αρκετές εναλλαγές. εναλλαγές και μια μεγάλη ναι, φόρμα δύσκολη, δηλαδή είναι τρεις σελίδες το θέμα του κομματιού, δεν είναι κάτι, ένα μοτίβο και έφυγε. Και έχει όλες τις αλλαγές αυτές και μου θύμισε ας πούμε τις αυτές που κάνει φόρμα. Αυτή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα ακούσουμε λίγο και συζητάμε τα πάγια. Ναι.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 Κυρίες και κύριοι, κύριοι, ακούμε το Jet Κόνγκ Σάφλ ή Κάνγκ Κούνγκ Κούνγκ Από το έμπαθι του Δημήτρη Κοροντζή, Δεν είναι απλώς Συν είναι και συνεπώνυμος <γίλυδο> Συνεπώνυμος μάλλον Και πρέπει να είμαστε και συγκινείς ναι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα Γιατί το γνωρίζω από κοντά Και έχει κάνει σπουδαίες δουλειές Όπως αυτό, εδώ είναι ένα fusion Που μου θυμίζει άλλε εποχές Κυρίω όταν ήταν ο Τζο Μακλάρκινγκ. Ναι, ιστορίε ναι. τέτοιε. Έτσι δεν είναι. Όλοι αυτοί οι από το 1970 Όμω δυστυχώ έχουμε πολλού καλεσμένου έξω και μα πιέζει ο χρόνο και πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε μέχρι το απόγευμα και να μιλάμε εδώ για μουσική ή για γυitaristas και τζαζίστε. Αλλά δυστυχώ μα πιέζει ο χρόνο και πρέπει να φύγουν τα άλλα παιδιά και έχουν έρθει. Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ. και εγώ το ίδιο. Ήταν πολύ ωραία αυτή η συναντήσή μας Και ζωντανά έτσι Λοιπόν ε, Είναι. Σε μια Θα άλλη πούμε. Σε μια άλλη Πιο αναλυτικά βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι Και εγώ γεια συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι μετά το ε, μην φωνάστε σας παρακαλώ μπαίνετε έτσι δυνατά έχουμε τους εκρηκτικούς Alone Together τριο που είναι δύο στην ουσία σήμερα ο τρίτος ε, δεν τον έφερα μαζί εσύ περίμενε, δεν ακούγες εμείς όλοι από το... Βάλε... Ό, τι βγες, τι βγες. Βάλεμε να ακούγουμε Μην με σαμποτάρης. Ε, δεν έχουμε σκοπό να σε αφήσουμε alone. Ήδη, ήδη Θα είμαστε παίζει... Together. Επίσης, παίζει το κομμάτι σας, αυτό που ανοίγει το δίσκο. Together, λοιπόν. Είναι το cycle of life. Τα λέω καλά ή όχι? Ναι, ναι, είναι το cycle of life. Που είναι... Το cycle. Λοιπόν, για... Yeah. Να έχουμε όλοι ήχο και να πούμε ότι είμαστε εδώ στο μεταδεύτερο, στο πατάρι, στο ραδιόφωνο μας ε, Το ραδιόφωνο λοιπόν στο πατάρι, στο music corner, μπενάκι και πανεπιστημίου Και συνεχίζεται το ραδιόμαραθώνιος jazz που έχουμε οργανώσει για σήμερα Και με το και με κίνα είναι σχεδόν 2 και 25 Φιλοξενούμε λοιπόν τους δύο από τους τρεις, along together, ε, ένα φοβερό όνομα ε, ε, πολύ αντιφατικό. Απλά πρόκειται να τσακωθούν, α πούμε. Γι' αυτό να ε, ε, ε, την έχουν... <χει> λίγο Είναι πολύ αντιφατικό ε, το, το όνομά σα από <χει> μόνο του. <χει> Θέλουμε να μας πείτε καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτά τα βασικά. Πώς παίρνετε αυτό το όνομα, Ποιο το διάλεξε, Να πούμε, Α, συγγνώμη, να πω ότι έχω μαζί μου Ευαγγελία Σταύρου. <χει> Αυτή ως... παίζει τραμς. Ε, τραμς. Και δεν είναι σύνηθε το φαινόμενο αυτό, μια ε, γυναίκα να παίζει. Drums, Ακούγεται κυρίως... λίγο ρατσιστικό. Δεν, δεν το λέω ρατσιστικά. Δεν είναι πολύ εύκολο η αλήθεια. Είναι καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. του, λοιπόν Εννοείτε, εδώ στο σπίτι γι αυτό Κυρίω να πες μια γυναίκα είναι. Αλλά πολύ πλέον υπάρχουν πολλέ γυναίκε που ασχολούνται. Απλά είναι δύσκολο στο κουμπάλι μα, στο στήσιμο. Στο αυτό. Στήσιμο. Ναι. <laughs> θέλει θέλει αυτό γερά μπράτσα. Δεν σου έλεγα πριν έξω, 20 τα 12 είναι κορίτσια Τέλεια Τους φάγαμε Ευαγγελία Σταύρου στα Drums των Along Together Και ε, Last but not least Όπως λένε και στο χωριό μου Πέτρος Ζορμπά. Κιθάρα Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθες και μας λείπει ο Θοδωρής ο Μαραϊδόνη ναι. Που είναι double Bass. Είναι double Bass. ναι. Ε, ε, ε, είναι double δηλαδή ή απλώς bass. Ε, ε, είναι και double και bass. <laughs> <laughs> <όχι laughs> <μπάς>. Μας ακούει <laughs> όμω. Μας ακούει, γεια σου λοιπόν Θοδωρία. Γεια σου μασακούς, και ε, Και να ξεκινήσουμε πραγματικά να μου πείτε Along Together Πώς παίρνετε το όνομά σας Ήταν η ιδέα του Πέτρου Αυτό στείγε όλα ναι, εδώ. Ε, Είναι αυτή η αντίφαση που λες Συνήθως ε, με τους ανθρώπους ε, Καλά είναι λίγο φιλοσοφικό όλα αυτό έχει, είναι από ένα just standard το όνομα, πρώτα απ' όλα Ναι Που λέγεται Learn Together Ναι ε, Αλλά μου άρεσε και αυτή η αντίφαση που έχει σαν όνομα ε, Γιατί δουλεύοντας με κάποιους ανθρώπους Συνήθως ε, πότε θα βρεθείς, πότε δεν θα βρεθείς Πότε είναι αυτή η αντίφαση που... Μόνος σου μέσα στον κόσμο και ο κόσμος ναι, σαν μια ναι, κοινότητα ναι. Μόνος μέσα στο πλήθος Μόνος μέσα στο πλήθος Στην ουσία ό,τι βιώνουμε... Μια μικρογραφία είναι λες, μια ε? μικρογραφία ναι. Μεταφέρετε στο όνομά σα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία η υπαρξιακή αυτή η αναζήτηση που έχει, Πέτρο. Ε, λέγαμε πριν έξω, έτσι καθώ γνωριζόμασταν. Mm. Τα, τα είπατε όλα έξω. Ε. Τα είπαμε Ο... όλα, αλλά θα τα πούμε και μέσα. Δεν κρατάμε Εγώ, κάτι δηλαδή, τίποτα. θα κάνω τώρα. Θα τα πούμε για σένα, λοιπόν, για να Ευχαριστώ τα πούσει και πολύ. να βάλει και τη δική σου πινελιά. Δεν κρατάμε τίποτα κρυφό εδώ, σε αυτόν τον μαραθώνιο jazz. Λέγαμε λοιπόν έξω, μέχρι τώρα είχαμε διάφορε κουβέντε για του ανθρώπου τη jazz που διαβάζουν μόνοι, που μελετούν. Μόνη. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το συλλογικό ή το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα που φαντάζομαι ε, ότι θα υπάρχει μεταξύ σας. Πώς είναι λοιπόν να δουλεύεις με μια jazz band και να πρέπει να συνεργαστείς ή ακόμα χειρότερα εντός εισαγωγικών να πρέπει να αυτοσχεδιάσεις μέσα σε μια ομάδα. Πώς γίνονται όλα αυτά. Ε, όλοι, όλοι μας μελετάμε μόνοι μας Ενώ άσχετα αν είναι σε, κάποιους, σε κάποιους ναι. σταθερό, Σταθερή μπάντα ή όχι Απλώς το να είσαι Σε ένα σταθερό τριο κουαρτέτο Ότι και αν είναι ντουέτο ε, Αποτελεί και ένα Είναι ένα challenge Στο να γνωρίσεις τον άλλο Να δουλέψεις με τον άλλον Με τις παραξενίες του άλλου Να μπορέσεις να δημιουργήσεις Να πλάσεις στην ουσία ένα, ένα σχήμα. Άλλωστε, αυτό είναι η jazz, ε, Όχι, δεν είναι αυτό. Συνήθω. Πολ... Πολλέ φορέ ε, ε, στεκόμαστε, α πούμε, και στα πρόσωπα που <laughs> ε, Συνυπάρχουν και είναι τελείω διαφορετικά. <laughs> ναι, είστε, ναι, να... ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πολλοί βρίσκονται μεταξύ του και αυτό ισχύει και χωρί ναι. να σου πω πολλέ φορέ. Αναφέρουμε και τα ονόματα γιατί είναι. είναι απλώς... Εσεί είστε ένα group. Ναι. αλλά κυρίως δεν είναι group, είναι δηλαδή σωλίστες ή Είναι δηλαδή... σωλίστες, ναι, ναι, ναι, ο καθένας ε, κρυπαμόνος του. σε διακόψε. Όχι, όχι, ε, κοιτάξτε θα μιλήσω για μένα προσωπικά, εμένα μου αρέσει η rock αισθητική να την πάρω και να την βάλω mm. μέσα στη jazz μουσική, mm. δηλαδή να μπορεί ένα σχήμα να δουλεύεται με τα χρόνια, να πάνω στο stage, πάνω στις προβες να έρχονται ιδέε να κοιτάει ο καθένας μόνος του «Α, κοίτα, βρήκα αυτό, μήπως να κάνουμε εκείνο, μήπως α, δεν μου άρεσε αυτό» Δηλαδή όλο αυτό, αυτή η ροκ κουλτουρα θα έλεγα mm. ε, που, με την οποία δεν ακούγα από μικρό jazz, έτσι, δηλαδή όλοι δεν μεγάλωσαμε Όλοι έχουμε περάσει αυτή η μουσικη Ναι, δεν μεγάλωσα Ο Πέτρος μάλλον εννοείς το βιωματικό αυτοί. Να, είναι, να ναι. υπάρχει αλυτία, να είναι κάτι ζωντανό, να μην είναι κάτι αποστηρωμένο και κάτι καθαρά εκπαιδευτικό. Α, δηλαδή να υπάρχει επικοινωνία και να χρησιμοποιείται. Αποστηρωμένο ζωνά... το είχαν παλιά για την τζαζ που δεν ήταν πάλι τέτοιο. Οι το τζαζίτες... ακαδημαϊκό. Ναι. Αυτό, αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή ότι είμαι μπροστά από μία παρτιτούρα και ακολουθώ κατά γράμμα αυτή. Η τζαζ μουσική είναι μια γλώσσα. Μια μουσική γλώσσα. Να ναι, ναι, από ναι, αυτό. Ναι, ναι. ναι έχει απόλυτο δίκιο. Ε, Ευαγγελίνα, έρθουμε σε σένα. Γιατί σκέφτομαι. Η ταυτότητα της jazz έχει την πολυρυθμικότητα έντονα μέσα της. Είναι πολυρυθμική η jazz. Νομίζω ότι όλες οι παραδοσιακές μουσικές έχουν χώρο γι' αυτό και η jazz είναι παραδοσιακή μουσική φυσικά και την έχει. Ναι. Τόσο στο όργανο των κρουστών όσο και στα μελωδικά όργανα και αρμονικά. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η jazz ξεκινήσε από την Αφρική, δυτική Αφρική και από την Ευρώπη και τα κρουστά ήταν περισσότερο από την Αφρική. Yeah. Ναι. Και είναι και ένα όργανο τα τώρα, ένας δραμς που καθαρά από εκεί. δηλαδή από εξοικονόμηση... Λες για τα drums ναι. ναι, ναι, ναι. Γιατί προσθέθηκε εκεί, ειδικά, πήγες να πεις Υστήθηκε, κάτι για την... Στήθηκε, το όργανο ναι. από, από την τζάζ μουσική, πιο πριν δεν υπήρχε. Για την Με. εξοικονόμηση πήγες να πεις κάτι Ανθρώπινο. για Ανθρώπινο Μάλιστα. δυναμικό, okay. δηλαδή Κατάλω. ήταν ένα άνθρωπο που... Ναι, ναι, το είπε για τρεις κρουστούς, κάτι που σε ορχίστες ας πούμε δεν το βλέπουμε Ναι, ναι, ναι, η... ναι, κατάλαβα. Ε, Ευαγγελία πριν έξω συζητάγαμε λίγο για τις μουσικές φόρμες Εγώ όπως σας είπα παιδιά είμαι ε, από την κλασική μουσική προέρχομαι ε, ε, Και τι θέλεις λοιπόν, εδώ δηλαδή. δεν κατάλαβα έχω, και τι εδώ. <laughs> Είμαι στο σπίτι μου στο μεταδεύτερο ε, οπότε, Σε την εκπομπία. Και σε αυτή την εκπομπή δεν είναι εκπομπή, καταρχήν είναι ραδιομαραθώνιος και σου θυμίζω ότι ήταν μια ιδέα που είχα συζητώντα μαζί σα. Πολύ πότε. ωραία ιδέα και μας αρέσει που είσαστε εδώ. Γλιτώστε τα και... βέλγια, γλιτώστε. Ε, ε, <σφυρή> ε, θέλω <σφυρή> ναι. να <σφυρή> <σφυρή> σταμάτησε πάρχα. Προέρχεται από την κλασική μουσική, λίγο. Ναι, εννοείται. Μα είχε μια μάξη κλασική και αυτό. Η ερώτησή του σταμάτη για να το μεταφέρουμε και στου ακροατέ μα, ήταν αν η jazz τελικά έχει, προέρχεται λίγο, έχει ω αφετηρία τη την κλασική μουσική. Προφανώ. Αν α αυτό που λέμε σύγχρονη jazz, αυτή η δύσκολη σύγχρονη jazz, με τη σύγχρονη κλασική μουσική, μήπω είναι το ίδιο ακριβώ είδο. Εδώ λοιπόν θα μα πει η Ευαγγελία ε, αυτό που λέγαμε έξω υπάρχε, για τι πράγματι υπάρχουν συμ μια βασική φόρμα είναι η blues, τώρα η κλασική μουσική και ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί στον 20ο αιώνα έχει, είναι, είναι πολύ πιο σύνθετη από τη jazz μουσική. Ναι. Οι jazz φόρμε έχουν ΑΑΒ, α, α, α το 12 μέτρο του blues είναι πιο, πιο είναι απλά Τι λέτε Είναι η φόρμε, ο τρόπο με τον οποίο δομείται ε, ένα μοτίβο μελωδικό ή ενδεχομένω και ρυθμικό. Ε, και κατά τον τρόπο με τον οποίο επαναλαμβάνονται αυτά τα μοτίβα ή τα ρυθμικά στοιχεία ή τα μελλοντικά στοιχεία. Άρα λοιπόν λειτουργείτε κι εσεί λίγο όπω η κλασική μουσική. Υπάρχουν και σουητέ όπω ακούσαμε ο ο ο ναι, δεν η έχει κάνει αυτά, δεν έχει πολύ την κλασική μουσική με την τζαζ, τη CCM. Γενικά όλοι παίρνουμε επιρροές Να. ναι, και ναι. Η, η τζαζ μουσική σε όλη τη διαδικασία. Που Είναι αυτό που μας έλεγε πριν ο Δημήτρης, ο Κοροτζής, Έχουνε ο προηγούμενος, επηρεαστεί. για την αλληλεπίδραση αυτό. Πώς λειτουργεί σε μια ομάδα... Η παραλλαγή και ο αυτοσχεδιασμό που είναι πολύ βασικά στοιχεία τη jazz. Mm -hmm. Πώ λειτουργείτε μέσα σε αυτό, Το μελετάτε παρέα, το μελετάει κανείς ξεχωριστά και έρχεται μετά αυτό και κουμπώνει με τον άλλον. Πρέπει να ακούς. Πρέπει, πρέπει να ακούς να τον να ακούς, άλλον, ε. Πρέπει να ακούς πολύ τη μουσική και το ιδίωμα, δηλαδή να δει τι έχουν κάνει οι άλλοι. Ναι. Αν δεν έχει ακούσει αρκετά τη μουσική αυτή, ό,τι και να δει μπροστά γραμμένο ή σκεφτεί δεν είναι το ίδιο. Είναι η, που... είναι η γλώσσα που πρέπει να την ξέρει αρκετά καλά και να ανακουμπώνεις και με τους άλλους δηλαδή. Να ακούσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι προϋποθέτει μελέτη μεταξύ, πολύ. όχι πάρα μόνο ατομικά, αλλά και μεταξύ σας θέλω να πω. Πόσες ώρες διαβάζετε παρέα. Ε, διαβάζετε παρέα. Όχι. Συνήθως κάνουμε πρόβες. Δηλαδή θα κάνουμε μία πρόβα την εβδομάδα, ανά δύο εβδομάδες. Δηλαδή αυτό ειδικά στην jazz θεωρείται πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ε. Πόσες ώρες ε, σας ναι. παίρνει. Ε, γύρω στι 2,5 ώρε. Πρέπει να είστε πάρα πολύ καλή μουσική. Ε, πρέπει να είστε πάρα πολύ καλή μουσική. Ε, το αποτέλεσμα που έχω ακούσει δεν μπορεί Εγώ, εγώ που σα έχω ακούσει, λοιπόν, έχω ακούσει δηλαδή, τη δουλειά σα. Είστε εξαιρετική μουσική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι από τους του Ελόντου Κίνγκ. Να ακούσουμε εδώ πέρα, μιλάτε συνέχεια να πω και δεν ακούμε τίποτα. Τα ακούσουμε. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Είναι, διάθεση, διάθεση πάντα υπάρχει. Οπότε, είμαστε μπορούμε... εδώ. Εμεί μπορούμε να ακούσουμε μισό λεπτό, μισό λεπτό κυρίω και γύρι. Θα κάνουμε όλα μαζί. Γκρινιάζει που μιλάμε, αλλά δεν είναι έτοιμο. Το τρία. Το τρία. Αυτή, αυτή λέει όλο ψέματα εδώ μεταξύ. Και δεν είναι τυχαίο oh, Νομίζω ότι το σε το προδίδει ναι. ο ίδιο mm. ο ήχος Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. Along together. Ένα τρίο. Και επειδή λε όλο ψέματα, να λοιπόν, μου το αφιέρωνο Σε ευχαριστώ. Κι εγώ σου αγαπώ. Λάι. Τις εδώ πέρα γιατί έχουν πια κύριε και και Λέγονται πολλά ναι. στα ενδιάμεσα. Είμαστε εδώ λοιπόν, στο μεταδεύτερο στο ραδιομαραθώνιο. Λοιπόν, το λες, ναι, και, Φυσικά να... και το λέω, γιατί δεν ανοίγουν είναι... όλη τη μέρα όλοι οι ναι, μα στο ραδιόφωνο. Ναι. Έχουν και δουλειέ να κάνουν, δεν είναι σαν η μισή Ελλάδα πλέον ακούει Μεταδεύτερο. Πριν μου έχεις... είπες όλοι, έχει λιγοστέψει επικίνδυνα το κοινό μας. Ε, είμαστε λοιπόν εδώ στο Μεταδεύτερο, mm. alone αλλά και together, mm. alone mm. together. Mm. Εδώ, mm. μην νοιάζεις mm. καθόλου. <laughs> καθόλου. Έχουμε ακόμα χρόνο και θέλω να μου πείτε πώς η μελέτη έχετε λοιπόν τώρα στο μέλλον και τι ετοιμάζετε. Η μελέτη για μένα είναι το αλφα και το μέγα γενικά στη ζωή. Όσο, όσο χρόνο έχω προσπαθώ να μελετάω. Κυρίως όμω ε, είναι μια εσωτερική και προσωπική διαδικασία. Ναι. Που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την προοπτική που θέλει. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο για επιρροέ. Επιρροέ και στι δυο σα. Επιρροέ. Από μουσικού. Ο Αρτ Μπλέκη νομίζω ότι είναι η πρώτη επιρροή. Oh. Ο Τόνι Γουίλιαν. Τώρα κάποιο που και... ακούει, γιατί υπάρχει ένα φίλο. Υπάρχει ο συνεργάτη που κάνουμε την εκπομπή μαζί, ο Λάμπη ο Βασιλάτο και μα ακούει. Θα χαίρεται ιδιαίτερο. σου Λάμπη. Γεια σου Πατ Μαρτίνο, Τζορτς Μπένσον, Τζον Σκόφιλντ, Πατ από Μπάνι eh, Κέσσελ όχι? Μπάνι Κέσσελ, Οι Σμοντ Γκόμερι, εντάξει... Eh, λέτε, ναι, eh, né, όλα αυτά, όλα αυτά, αλλά συνήθως προσπαθώ τελευταία... Καλά, προσπαθώ να μην ακούω πολύ κιθαρίστες... Δεν ξέρω, ναι, είναι. Καλά κάνει, γιατί εντάξει. Ε, προσπαθώ λίγο να το ανοίξω. Λίγο να ξέρει ναι. να προσπαθώ να βγάλω άλλα όργανα, να ακούσω άλλα πράγματα. που. Οπότε μπορεί να συνδυάσει μετά την κιθάρα με. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Να, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ποια είναι και για του δύο. Δεν σας κάνει καθόλου, καθόλου ερωτήσει. Να, να βγάλουμε ζουμί. Τι του φέραμε του ανθρώπου εδώ. Ε, βγάζουμε ζουμί με αυτά που χρειαζόμαστε. Ποια είναι η αφορμή, ο πρώτο αυτό ήχο στα παιδικά ή εφηβικά σα χρόνια που σα βάζει για τα καλά, βαθιά μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτό τον κόσμο τη jazz μουσικής Τζον Κολτρέιν. Τζον Κολτρέιν. Τι έγινε, Πώ το έπαθε αυτό, Άκουσε Τζον Κολτρέιν και λε: Εδώ είμαι. Στην αρχή, να πω την αλήθεια, την είχα παρεξηγήσει λίγο την jazz. Γιατί μου φαινόταν ότι δεν είναι τόσο πολύ κοινωνική μουσική όλοι, όλοι το κάνουν αυτό ναι Αλλά έχει τεράστια πράγματα που μπορείς να ανακαλύψεις Δεν ξέρω πως έγινε Κάποια πράγματα σου αρέσουν Κάποια πράγματα δεν σου αρέσουν ε, Από τον Coltrane μου αρέσουν όλα ναι. Και υπάρχει μια ιεροτελεστία πάντα με Τους τζαζίστες που κυρίως όταν τους βλέπεις live Λε, εντάξει εδώ ξεφεύγουμε μα αρέσει αυτό Πέτρο εσύ ε, ε, μιλάμε για τη jazz ή για τον κόσμο τη μουσική. Για τον κόσμο τη jazz. Θα και ω ακροατή, φαντάζομαι. για τον κόσμο τη της της jazz, το ενδιαφέρον που βρήκα Δηλαδή είναι ότι μπορεί να είσαι ελεύθερο. Μπορεί κάποια, κάποια στιγμή mm. να κατακτήσει βέβαια αυτό με πολλή μελέτη και, και πείσμα και δουλειά. Ότι μπορεί μέσα σε ένα χώρο που είναι η μουσική να πετάξει. Δηλαδή να. Φύγει αυτό που είπε μόλι πριν για ότι οι τζαζίστε είναι η μυσταγωγή, αυτοί που φεύγουν. Αυτό εμένα με. Το χάσιμο που το λέμε χάσιμο, τώρα ναι. στην αργότητα. Να το σήμερα με τη φράση αυτή του τελώνιους μόνκ Η τζαζ είναι ελευθερία. Είναι ελευθερία. Έπεσε ναι. και κούμποσε πάνω σε αυτή τη φράση. Πείτε μας λοιπόν τα μελλοντικά σα σχέδια. Εκτός ε, από διακοπές που σε λίγο έρχονται Ναι ε, Τώρα ε, έχει κυκλοφορήσει και ο δίσκο μας Το Cycle of Life ε, Από τον Ιανουάριο Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή Στο Spotify Υπάρχει και στο Bandcamp Υπάρχει και σε CD ε, Τα μελλοντικά μας σχέδια τώρα ετοιμάζουμε Ένα αφιέρωμα Στο μεγάλο Go Insurter Μάλιστα wow. Σαν guitar trio Το οποίο είναι λίγο challenging Αλλά... Πιστεύουμε ότι το έχουμε. Ε, Αυτή είναι μας, ε, ο επόμενο μα στόχο. Άρα, την επόμενη σεζόν, μάλλον τον επόμενο χειμώνα, θα σα βρούμε με αυτόν τον στόχο. Με αυτόν τον στόχο και καινούργια, στόχο και καινούργια, και καινούργια δικά μα κομμάτια. Δικά σα. Ε? Ναι. Επηρεασμένοι καινούργια. από τον Wayne Shorter, είπε. Εγώ τελευταία είμαι πάρα πολύ από τον Wayne Shorter. Ξέρεις ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το Miles Davis, δεκαετία του 1960. Οι δίσκοι που έβγαλε ο Minds of ήταν επηρεασμένα. Από αυτόν. Υπήρχαν και, και κομμάτια Πο... μέσα Πο... Του... Υπάρχουν και πολλά κομμάτια ναι. που είναι στο και όνομα θέλω του μάρους Είχε ακολουθήσει μια ολόκληρη ιστορία Μια γραμμή θα έλεγα Ο Μάις Ντέβς γιατί αυτός ήταν Ο Τιτολάρε που λέμε Και mm. ήταν περισσότερο Επηρεασμένος από τον Wayne Σόρτ Και μετά βέβαια επηρεάσε τους πάντες Αλλά είχε Με το τον το Report Και, λοιπά, και oh, report. Τη νέα σχολή, <laughs> τη νέα σχολή. Long Together λοιπόν, στο μεταδεύτερο, σε αυτό το ραδιομαραθώνιο, κακός ο Πέτρος δεν έφερε την κιθάρα φυσικά να παίξουμε ζωντανά, δεν Φερακώς πειράζει, πέφε. την επόμενη φορά σε μια έτσι αποκλειστική συνάντηση, μικρότερης διάρκειας σε, σε σχέση με το ραδιομαραθώνιο εννοώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε που ήσασταν πάρα. εδώ. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή και χαρά και για, για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Να γίνονται και άλλα πράγματα σε σχέση με την jazz και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εμεί χαιρόμαστε που σα αρέσει, που είστε εδώ. Είμαστε μια παρέα. Θα ξανανταμώσουμε. Ελπίζω πιο σύντομα από το χειμώνα Φίλυρα. να τα πούμε. Ίσως και μουσικά, δεν ξέρει κανεί τι βέβαια. μπορεί να φέρει ο καιρό. Να είστε καλά και να κλείσουμε με ένα δικό σα κομμάτι πάλι. Along together. Cycle of life. Για να παίξουμε και λίγη μουσική Όπως ε, συνηθίζουμε εμείς Γιατί έχουμε και μία εκπομπή Jazz εδώ στο Μεταδεύτερο Κάθε Σάββατο Από τις ενέμεχτα μεσάνυχτα Jazz and Blues Round Midnight Μαζί με το Λάμπι Βασιλάτο, Ο οποίος έμεινε πίσω για... για να μην τα πω στον αέρα εδώ, Γιατί Ενώ Ενώ ακούμε με Dizzy Gillespie μαζί λοιπόν στο εξαιρετικό The Gifted One Back to the Land είναι το κομμάτι που ακούμε Ακούσαμε, mm. ακούσαμε, τι mm. ακούσαμε, η Count Basie, uh, Dizzy Gillespie στο Back to the Land Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με τον κολοσσό, με ένα μεγάλο από τους κολοσσούς Της uh, jazz με τον uh, Sony Rollins, το λέω κολοσσό γιατί είναι το saxophone κολοσσούς Ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ, κυκλοφορείς στη δεκαετία του 50 Και περιέχει το εξαιρετικό εκτό των άλλων το σεντόμα το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα και το αφιερώνω για όλους και όλε και το Σεν Τόμμα, ένα κομμάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Και κύριε και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον παρακαλώ κυρία μου εσύ. Τάκης Μαπέρι, εγώ σα το είπα, τα καλύτερα έρχονται και γι' αυτό με φύγει κανεί γιατί τώρα αρχίζουν τα πολύ σκληρά, τα πολύ δυνατά, καθόλου δύσκολα, μια χαρά, μια ωραία παρέα είμαστε. Τάκη Μαμπέρι, καλώ ήρθε. Καλώ ήρθε εδώ, στο πάρα πολύ που είμαστε έτσι κοντά και δεν είμαστε μακριά Εγώ στα καθίσματα και εσείς στη σκηνή ε, Και τώρα να σου πω κάτι ε, θε, Γιατί τον θαυμάζω Γιατί τον βλέπω Αλλά δεν ήμασταν τόσο κοντά όσο είμαστε τώρα Τι δεν καταλαβαίνεις, είναι τόσο απλά τα πράγματα Και όσο πιο κοντά κανείς έρχεται Τόσο πιο πολλά θα μάθει για τον Τάκι Μπαρμπέρι Πάμε λοιπόν να μας πεις Πώ μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο τη μουσική, Ποιο είναι αυτό ο πρώτο ήχο που σε κάνει να λε: Εγώ εδώ θέλω να μείνω, Εγώ εδώ θέλω να είμαι. Του άρεσαν τα λαϊκά, οπότε μπήκε. Α Όχι, κοίτα μου, δεν Όλα μου άρεσαν. Δηλαδή, τι Εγώ τώρα πάω για τα 60. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Σοβαρά. Όλοι αυτό μου λένε: Εντάξει, δεν πειράζει. Σε κρατάει αυτό. Αυτό το είπα για να πω ότι σε σχέση με τη νέα γενιά που τώρα υπάρχει μια άνθηση στην Ελλάδα εδώ. Ε, εγώ έχω ζήσει λίγο τα δύσκολα χρόνια, σούμε, αυτής της σωρίας. Ε, η η κατεύθυνση προς την τζάζ ε, ήρθε μόνη της, όπως ήρθε νομίζω και στο εξωτερικό, γι' αυτό το είπα ότι 60 χρονών, ε, ότι η ίδια η εξέλιξη του ροκ, γιατί το ροκ ήταν κοντά και πιο σε άνθηση, ακόμα και στην Αμερική, δηλαδή βλέπεις Miles Davis αυτά τα 70's, ε, η ίδια η εξέλιξη του ροκ, αυτό που γινόταν γύρω τους την έβαλε πολύ πίσω την jazz. Πάντα ήταν πιο αντιεμπορική, αλλά ήταν μια εποχή που δεν είχε με κάτι άλλο να παλέψει ας πούμε, στο θέμα εμπορικό. Α πούμε, ακόμα και τα... η διάσημη περίοδο στην jazz ήταν τα διάσημα jazz τραγούδια ας πούμε, που άκουγαν οι, οι, οι, οι μπαμπάδε των μουσικών οι, άντε, οι ίδιοι και τα ναι, διασκεύασαν. Ναι. Και... Είχαν... Είναι μουσική για λίγου, δηλαδή. Όχι, δεν, δεν το είπα αυτό. Σκέφτομαι. <okay. σκεφτόμε> Γιατί αυτό. εγώ το νιώσα λίγο. Εγώ είμαι 56, δεν απέχω δηλαδή πάρα πολύ <σκεφτόμε> ναι, ναι. από σένα. Αλλά έχω νιώσει λίγο σε κάποιε φάσει τη ζωή μου ότι ήταν για λίγου και πολύ εξειδικευμένο μουσικό. Α, <σκεφτόμε> <ήδη, σκεφτόμε> είναι άλλη κοβέντα. <σκεφτόμε> <σκεφτόμε> Α, να σου τελειώσει αυτό που με Συγγνώμη που σου είπα αλλά θα πάμε σε <σκεφτόμε> άλλη κοβέντα. δεν θέλω να πάμε. Δηλαδή, να πω και εγώ λόγω τη ηλικία και τη ελληνική συμμετοχή μου ω με λογοτεχνότητα. Θέλω να πω, αυτή η, η εξέλιξη του ίδιου του ροκ σε έβερτης, έγιναν πάρα πολλά πράγματα και στο ίδιο το ροκ, δηλαδή συμφωνική μουσική με ροκ, φραγκ ζάπα, πειραματικά πράγματα, τα βγαζαν οι εταιρείε γιατί δεν ήξαν τι είναι αυτό. Έλεγα θα το ρίξουμε και δε, ότι βγει. Ναι, ναι. Τώρα δεν το κάνει κανένας αυτό, δεν το ρισκάρει, φράγκα. Τώρα είναι η κατάσταση φράγκα. Δηλαδή, αν δεν έχει ναι. αντίκρισμα, ε, δεν το... Και οι εταιρείε δεν προωθούν πλέον. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλέον. Έχει ναι, αλλάξει ακριβώς, ακριβώς. Άρα θέλω να πω, η ίδια η εξέλιξη του ροκ για μένα, γιατί είπαμε για μένα, με έφερε στην τζαζ. Αλλά βλέπει και διάσημου αμερικάνου μουσικού, δεν το άφησαν έξω αυτό. Δηλαδή, τον Σκόφιλντ θε... θεωρείται ο καλύτερο τζαζ και θα αρίστε, από του πιο διάσημου α πούμε. Έχει βάλει το ροκ blues μέσα, αν και είναι πολύ προχωρημένο το jazz. Δηλαδή, Θέλω να πω αυτή η γενιά και στο image ακόμα Πατ Μέθενη και θα ρίστες με μαλλί μακρύ δηλαδή ναι, αυτό... αλλά Δεν καταφέρουν πάντα το, το σωστό δηλαδή ο Πατ ναι. Μέθενη ε, οι εμπορικές του φράσεις ή τέλος πάντων αυτό που έχει κάνει δεν είναι πάντοτε το, ό,τι καλύτερο γιατί Όχι, είναι... έχει κάνει πάρα πολλέ δουλειέ. δεν ναι, είναι έτσι που λες ε, Δηλαδή είναι ε, άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα ε, να βγάζουν κάθε χρόνο ένα δίσκο Στο πόσο πετυχημένες είναι Εγώ συμφωνώ με αυτό που, ε, ε, ε, με αυτό που ναι. κάνει κυρίω τώρα Το περσινός δίσκο είναι πολύ ωραίο Εντάξει δεν έχει να κάνει τώρα να μιλάμε για να κάνει τέχνη Θέλω να πω οι άνθρωποι ναι. είναι σε αυτό και είναι ταγμένοι και φαίνεται ότι Μπορώ να σου πω και προσωπικά πράγματα από το λιγαβιτόβδο. Ότι ασχολούνται με αυτό είναι η ζωή του. Ναι. Τώρα τι πετυχαίνουνε και τα λοιπά. Έτσι είναι και, εδώ, και για του Έλληνε είναι εδώ. Για τη νέα γενιά. Άμα σου πει αυτό το σαράκι, δεν το αφήνει γενικά. Είσαι... Άρα έχει και μια ρουτίνα που είναι η ζωή σου, η jazz. Έχει μια καθημερινότητα μελέτη. Δεν διδάσκω σπουδών. και χρόνια. Δηλαδή βλέπει κάτι παιδιά που τα οδηγεί για τους η ίδια του η τάση, Έχει αλλάξει η εποχή. Δηλαδή. Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν με το μηχανάκι μου, ας πούμε, ότι πόσο έχει χάσει ε, η νέα ας πούμε, γενιά αυτό το, τη χαρά της ακρόασης, να είσαι μόνο σου. Να βάλει το δισκάκι να το ακούσει, να τριπάρει με αυτό Όλοι το πράγμα. Όλη αυτή την ιεροτελεστία. Μπράβο, μαι. αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή αυτό το, που τώρα μπορεί να το θεωρήσει αςούμε, ότι είναι, ο τύπο είναι καταθλιπτικό, κάθε και ακούει η μουσική. Ενώ αυτό το έχουν χάσει. Οπότε θέλουν το εύκολο, το γρήγορο, που κι εγώ αν είχα γεννηθεί τώρα μπορεί να. Να ήσουν στην ίδια κατηγορία. Μπορεί να ήμουν. Δεν ξέρω, εντάξει, κάπω σου μπαίνει αυτό το σαράκι. Γι' αυτό και εκτιμώ πολύ τα νέα παιδιά που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Κι εγώ δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Εμένα η jazz για μένα λοιπόν πέρα από το ροκ που το ίδιο το ροκ με έφερε στην jazz, σαν η εξέλιξη δηλαδή του ροκ με το jazz rock στα 70 εκεί πέρα, με έφερε σε αυτό το πράγμα. Η jazz για μένα τη χρωστάω πολλά με την έννοια ότι με έκανε ακόμα και τα ελληνικά και αυτά που άγουγα ο πατέρα μου, ο παππού μου ήταν δημοτικό μουσικό, δεν τα εκτιμούσα ποτέ. Γιατί έλεγα εντάξει, εμεί είμαστε ροκάδε, και εγώ που τσερικάδε, ξέρει, τότε παππούδε τώρα. Ήταν και η Χούντα που αμυδρά το έχει καταλάβει. Αυτό με το κλάρι είναι πόσο κακό είναι. Εντάξει, το είχε συνδυάσει ότι είναι για αυτούς. Ναι, είναι ένα ταμπού τέλο πάντων. Ναι, πάρα. αυτό. Εγώ μετά λοιπόν με την. Μα τζάζινο... και το κλαρίνο έχει και διαφορετική χρήση από, αυ... από του τζαζίστε που παίζουν mm. κλαρίνο. Ναι, σωστά, ναι. Ναι, αλλά... ναι, άλλο. Μπένι έχω... Γκούτμαν. Ναι, ναι, αλλά είναι σαν σαξόφωνο εκεί η λογική. Ναι, αλλά, ναι. ναι. Εγώ εκτίμησα όμω και το δημοτικό κλαρίνο το οποίο έβαλα και με τον Πετρολούκα κάποιε συνεργασίε mm. πριν τη μόδα του Έθνη. Και από το 1900. Ω δίσκο μου το Episodes που είχε πάει και, πάει και πάρα πολύ καλά εμπορικά για Ελλάδα με τη Λύρα τότε. Ναι. Ε, το 1996 είναι αυτό ο δίσκο. Με βίντεο κλειπ με τον Κυρπέτρο, α πούμε. Τριλογκούρτου, ήτανε... Τέλος πάντων, με μελεττάζουμε βοή... εγώ... Ήταν και λίγο πρωτοποριακό για εκείνη ναι, την ναι. εποχή, ήταν Εγώ το έκανα όμω γιατί το αισθάνθηκα, είδα ότι τα επιρρώτηκα με τις πετατονικές ίδιες κλίμακες, με τις, με τις blues, και οι Σόκρατες ήτανε πριν από μένα. Και αυτοί, ναι, με ναι. το σπάθατο, συγχωρεμένο, το αέμνηστο ας πούμε. Είχε ξεκινήσει να φαίνεται κάτι καινούριο. Ναι, αλλά όλοι το κάναμε από... από... Από, την, από αυτή τη χαρά όχι μόνο, αυτή τη χαρά της αναζήτησης. Δηλαδή, αναζήτηση, δηλαδή έχει δίκιο. Γιατί, Γιατί όλοι έχουμε περάσει, ή. έχουμε, ναι. έχουμε ναι. κάνει τον κύκλο αυτό. Έχεις δίκιο. Ναι, σε πάει η ίδια η μουσική. Και ναι. θα, παλιά δεν θα έχεις το κόμπλεξ του. Α, αυτό το Θα πεις Αχ, τι ωραίο κομμάτι αυτό ας πούμε. Ενώ ξέρεις, ήταν και η γενιά μα πιο... που διαφοροποίησε. Ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γενιά. Θα να το έχει. Να ακούσουμε τα κάτι από Βεβαίως, τα Βαδέρη Θέλουμε μας να μας πεις είναι... τι ακούμε Είναι α, το προηγούμενο, α, το το το προηγούμενο δύο. του CD το Αυτό το που Αυτό είναι το Balkan Wings που έχει κάποιες βαλκανικές επιρροές okay. Πέσαμε μέσα στη στιγμή της σωστή Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη Μουσική Είμαστε στο μεταδεύτερο, στο πατάρι του Music Corner, στο Ραδιο Jazz και περνάει η ώρα και είμαστε εδώ με τον Τάκι Μπαρμπέρι. Κουβεντιάζουμε στα ενδιάμεσα και μ, βγαίνουν διάφορα πράγματα. Ένα ε, τώρα, κοίταξε να δει, να την κάνω αυτή την ερώτηση παρότι μου είπε όχι. Πώ να την κάνω τώρα, όπω την είπε ο Σταμάτη, ο Πάρχα ή να την κάνω όπω θέλει. Όπω θέλει. Λοιπόν, ε, δρόμοι καινούργια ανοίγονται για τη μουσική jazz και υπάρχει μια εξέλιξη, ένα ζετανό οργανισμό που κάπου πάει. Και εκεί που πάει λοιπόν, ε, μετά από 100 χρόνια, πώς τη φαντάζεσαι την jazz μουσική. Τι δρόμο θα έχει πάρει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα, τα χρόνια. Είναι πολλά. Δηλαδή. Να πάρα το κάνω πολλά. 20. Να τα αφήσω για τρέμω. Ε, θέλω να πω τα 100 χρόνια θα λέμε τώρα αερολογίες. Θέλω δηλαδή. να πω δηλαδή ότι, ε, ρε παιδί μου υπάρχει κάτι άλλο, ένα βήμα επόμενο και ένα μέλλον. Ή όπως το είπε ο Σταμάτης πριν, 100 χρόνια πριν φανταζόσουν το σημείο που θα βρίσκεται η τζαζ σήμερα. Είναι το ίδιο, ε, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι το τι συμβαίνει στα χρόνια που έχω ζήσει και τι έχω δει σε αυτά τα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα. Το άλλο είναι μελλοντολογίε, α πούμε. Ναι. Θα, θα, θα, θα λέμε Α πούμε, έχει επαφή και με μαθητέ. Έχει μαθητέ. Ξέρω ότι ναι. διδάσκει. Τι, τι ε, βλέπει λοιπόν από α, αυτό το core group, από αυτό τον πυρήνα. Θα σου πω. Ε, επειδή τώρα. Η... Ήδη είναι πολύ λίγα τα χρόνια που εγώ, α πούμε. Ε, Αρχέ του 80, ξεκινώντα, δεν υπήρχαν ούτε καν βιβλία. Προσπαθούσαμε να βρούμε εδώ στον Αρμά, όπου είχε ναι, κάτι σωστά. βιβλία, μουσικά, να έρθει κάποιο Αμερικάνικο. Όχι, έφερε τον Τζόι Πάστο, κυθαρίστε ένα βιβλίο. Ποιο θα το πρωτοπάρει, πάρει, α πούμε. Το έβγαλε να το δούμε κι εμεί. Ε, τι θέλω να πω. Ήδη, μετά άρχισα εγώ να διδάσκω. Ε, δηλαδή, από εγώ ναι, που ήμουν σχεδόν αυτοδίδατο ναι. και πήγανα στο Εθνικό Οδίο για Κλασική Κιθάρα στο Δημήτρη Φάμπα και δεν υπήρχε μοντέρνα εκπαίδευση, πούμε, στη μοντένα μουσική, άρχισα εγώ να είμαι πλέον δάσκαλος, μετά από λίγα χρόνια, από αυτοδίδακτος. Ναι. Στο συγκεκριμένο θέμα, όχι στη και αρμονία, και αυτά τα είχα κάνει. Ναι, γιατί ναι. Αυτά το κλασικό γιατί. κομμάτι. Γιατί αυτά προσφέρονται. Υπήρχαν, ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, δηλαδή ήταν η προηγούμενη γενιά, από τη δική μου, που ήταν πολύ σημαντική ο ο, ο, ο το Φιλιππίδη και το Ντροταλήδη Βιονύπα και το Λάκη ναι. το ζωή βέβαια τον κιθαρίστα που για μένα ήταν πολύ σημαντικός να τον ένα live σχετικά παίζεται και έτσι κιθάρα φίλε δεν είναι μόνο το ροκ ε... και μετά φτιάξαμε το Σίσχρα με το Φακανά, το David Lynch 80's, ναι. αυτό είναι 85-86 ο πρώτος ναι. δίσκος ναι. ήταν το επόμενο αρχικό μετά του Sphinx Group πούμε, που είχαμε επιτυχία με συναυλίες, με ηλικαβητό συναυλία ε, τι είπα τώρα αυτά γιατί το λέμε Α και λέω πώ έχει εξελιχθεί από την Πώς προσωπική ναι. μου ναι. Και τη βλέπεις και από το, τώρα, τους πυρήνε που σπουδάζουν τώρα, μαζί σου βλέπ, ακριβώς, βλέπουμε τώρα τα παιδιά Ας με αυτή τη γνώση που εγώ προσωπικά Δηλαδή που με χίλια χι, ζόρια την βρήκα ας πούμε Πάλι λένε ότι είναι και για καλό βέβαια αυτό Γιατί μπορεί να άργησες μεν Αλλά βρήκε και κάποια δικά σου πραγματάκι Ναι σε κάνει να ψάχνεις δεν, δεν πας, λίγο, α, Αυτό είναι και η φοβία μου με την τζαζ την, ακα... δηλαδή, την εκπαίδευση, η οποία είναι καλό γιατί κερδίζει χρόνο. Πόσο μαθές... αποστηρωμένη θα γίνει η jazz λοιπόν μέσα από την εκπαίδευση. Έχει ήδη γίνει κατά τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι αυτή. Πολλέ φορέ. Γιατί υποτίθεται την τεχνική τη μαθαίνει. Άρα δηλαδή το να μην παίξει φάλτε νότρε, να, να έχει μια φόρμα που μου είχε πει και πριν για τι φόρμε. Ναι, τις φόρμες, ναι, ναι, το έχουμε πει. Ε, μπορεί να σε κάνει και να σε βάλει και σε ένα γάλο, άρα θα κάνει κάτι πολύ σωστό. Δηλαδή, δε, δε θα κάνεις ναι. άλλον, να δεν σε θα κάνει άλλα αντάλλαγμα. Και δεν θα ψάχνεσαι για να βγουν καινούργια πράγματα, λοιπόν. Ναι, δεν είναι κανόνα αυτό. Εξαρτάται πάντα η δημιουργικότητά σου, αλλά. Πάντα ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, προφανώ αν πάρει και μια αλλά... εκπαίδευση μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό. Σίγουρα. Και θα κερδίσει και πράγματα. Και, και εγώ με τη, με τη γνώση που έμαθα έστω και από την κλασική και από την, την αυτοδίδαρχη, Ας πούμε. Με βοήθησε. Και με βοήθησε σε όλα. Να κάνω και τι μίξει που κάνω με ειδική μουσική, με με. με, rock, με... Γενικά έγινε πιο ανοιχτό με τη μουσική και με την παραδοσιακή. Πώς λειτουργούν στα χέρια σου όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τη μουσική ταυτότητα της jazz, δηλαδή ο αυτοσχεδιασμός, η πολυριθμία, όλες αυτές οι blue notes που υπάρχουν, πώς λειτουργούν στα χέρια σου, στις δικές σου δουλειές, δώσ' μας ένα στίγμα. Ε... Πώς τα χρησιμοποιείς. Πώς τα χρησιμοποιείς δεν είναι τόσο απλό. Με όποιο. αγάπη σίγουρα. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Θέλω να πω ο ρυθμός. Ε, σίγουρα αυτό που την κάνει τη τσάς λίγο ξεχωριστή είναι τα στοιχεία της. Είναι ο ρυθμός που είναι πολύ πιο εξελιγμένος αντικειμενικά σε σχέση με την κλασική... Έννοια του ρυθμού. Ναι, ναι όχι, δεν, δεν υποτιμώ την κλασική. Ναι, ναι, ναι. Απλώ θέλω να πω ρυθμικά αυτό το αφρικάνικο στοιχείο που μπήκε στη jazz. Τη έδωσε μια όθηση. Και mm. το βλέπει και στην εμπορική μουσική δηλαδή. Η Funky, η Soul, James Brown, όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριντά... Όχι επηρεάζονται, είναι αυτό. Είναι αυτό. Που θα το έβγαινε αυτό. Ναι. Πολύ πιο αυστηρό. Ναι, ναι, είναι μέσα σε αυτό. Δεν το υποτιμώ. Έχει Όχι και αυτό εσύ. την ομορφιά του ε, Αλλά το άλλο Αυτό όλο το, το χορευτικό Ακόμα που και στον δίσκο πέρασε Και στα, αυτά που ακούμε και τώρα και λοιπά, Έχει βγει από την μαύρη ε, Και το μπλούς βγήκε έτσι Το μπλούς βγήκε ακριβώς Με αυτόν τον τρόπο Δηλαδή ε, αυτό το μπλούς είναι μια ματζορομινόρη ιστορία Το οποίο mm -hmm. με την κλασική μουσική Θεωρείται φάλσο Δηλαδή έχει ένα ματζόρε Και παίζει το μινόρε πάνω και, η πεντατρονική μην μι... κλίμακα που ήρθε ναι. από Αφρική, που ήταν μονόφωνη. Ξέρετε, δεν ήταν η λογική του άλλο ακόρδο, αλλά νομίζω στην Αμερική, ένα παιδάκι, η μαύροση λευκό δεν ξέρω ότι είδα σκάλα πιάνουν ότι ήταν μια γερμανίδα τρίτη γενιά και δεύτερη. <laughs> θα του δείχνει πια κλασικό, το Ματζόρε, Αμπέτζιο και τέτοια. Οπότε άλλο. Ο, ο Μαυό είναι μια κιθάραμι Ματζόρε που βρήκε, θα πήγε να συγκεράσει το Μινόρε με το Ματζόρε. Αλλά συνέσυτα. Να το φέρει στα μέτρα του. Ακριβώ. Και αρχίζει ένα κομμάτι που έχει όλο 7 μεσα κόρτα, που είναι μόνο η δεσπόρησα που είσαι και κλασική μουσικός ναι, ναι. και το βάζεις σαν τονικό το, το dominant το τη δεσπόζουσα ναι. οπότε βγαίνει το blues και οι και νότες ακριβώς δεν είναι, δεν είναι συγκερασμένες ναι, και αρχίζει και αυτό το παιχνίδι της διαφωνίας ναι διαφωνία σχετικό είναι Σχετικό Γιατί με τα... το με... Σχετικό, διότι η... η διαφωνία έχει να κάνει με αυτό που λες, έχει να κάνει με το συγκερασμένο το σύστημα, το δικό μα, το δυτικό. Ε... Εγώ και λίγο με ειδική που έχω ακούσει και τα λοιπά ή και τα ελληνικά. Καταρρύπτεται δηλαδή εκεί παρε... δηλαδή η διαφωνία. Δεν είναι. Κοίτα να δει, πάμε σε πολύ μεγάλο τώρα. Αν θε να αρχίσουμε να δούμε. Είδαμε το όχι, συγκερασμένο. Πολύ... Πολύ δηλαδή αυτό το αυτό του Μπαχ, το συγκερασμένο σύστημα, εκβνόησε ναι. πολύ την τέχνη τη αρμονία. Που εκεί ναι, ήταν η Υστερούσε κάπω. Έβολε τι βάσει και του κανόνε. Πα... Πέρα από του κανόνε. Η... η τέχνη τη πολυφωνία ε, ε, δρόθηκε πάνω στο συγκερασμένο σύστημα. Mm. Το ότι μπορεί να πας από, μια... από την ντόμα Τζόρι σε οποιαδήποτε άλλη κλίμακα, Μετατροπίες Ενώ ακούσει ειδική μουσική, τι παραδοσιακέ, mm. ή και τα ελληνικά, α πούμε, είναι σε ένα τρόπο. Είναι τροπική. Mm. Γιατί έχει mm. μια... ένα ισοκράτη και εκεί πάνω ειδικό κομμάτι που είναι μια ράγκα, α πούμε, 50 λεπτά και είναι, ακούσα από αυτό εκεί γίνεται χαμός τώρα και χτίζεται πάνω σε αυτό η κλίμακα έχει πολύ λεπτομέρεια έχει μικρό που δεν τα έχουμε στη δυτική έχει ρυθμό φοβερό το 4 τέτοιο το δικό του πούμε στην κλασική δική μουσική του Ραβί Σαν είναι κλασική, δεν είναι παραδοσιακή ακριβώς είναι η κλασική του μουσική και όπως είναι αυτοσχεδιαζόμενη επίση. εκεί λοιπόν ο ρυθμός είναι το 16, όχι το 4 το 16 Τέταρτο. Φαντάσου. Άρα εκεί γίνεται χαμό ρυθμικά. Ναι. Δηλαδή, εμεί στη Δυτική ξεκινάμε λίγο, ξέρει ότι οι άλλοι είναι οι παρακατηγορίε. Ανοίξει λίγο, Όχι τώρα πια, έχει φύγει. Έχι αλλά φύγει, παλιά είπε αυτό. Εγώ όταν ήμουν μαθητή στα Εθνικά Οδία και αυτά, στο Εθνικό Οδίο, α πούμε, σου έλεγαν κάποιοι άλλοι τα τριμητώνια, σκοτών τη μουσική. Ακούω διάφορα τέτοιε ναι, κάζομάρε ναι, που ναι. δεν έχει ναι. να κάνει με την ουσία τη μουσική. Έχει ήχου. αλλάξει όμω αυτό, έχει αλλάξει ψυχώ. Ναι, έχει αλλάξει. Απλώ πρέπει τώρα γιατί σου είπα αυτό. Άρα η, η τέχνη τη αρμονίας Προσπαθούσα να, σε, να σου πάρω κουβέντα για το πώ χρησιμοποιεί εσύ από τι τσέπε σου βγάζοντα αυτοσχεδιασμό, Μορφές, Ακριβώς. μουσικές, όλα αυτά. Πώ τα Άρα λοιπόν αυτός ο τα το... ή τα, τα πα παραπέρα Με σε κάτι σε λέω, άλλο. αυτός ο αυτοσχεδιασμό είναι. Μια μαμά που θα γυρίσει ένα μωράκι και θα του τραγουδίσει κάτι ένα αυτοσχεδιασμό. το έχουμε σαν φύση. <σχεδιασμός> δηλαδή, αυτό το πράγμα, ο αυτοσχεδιασμός δεν, να, δεν με νοιάζει ούτε η jazz, ούτε να λέω τίτλου, ο, ο όρου και η jazz και οπότε, με νοιάζει η μουσική. Ο αυτοσχεδιασμό υπάρχει στη δημοτική μουσική ο, όλων των χωρών και στο ροκ, τα ωραία σόλια στο ροκ, ας πούμε, έχουν, έχουν με, ένα αυτοσχεδιασμό μέσα. <σχεδιασμός> ε, <σχεδιασμός> και η jazz έχει αυτοσχεδιασμό. Θέλω να πω, λοιπόν, άρα νομίζω ότι δηλαδή, η τέχνη τη αρμονίας που είναι κάτι δυτική επινόηση είναι αυτό που μπόλιασε το αφρικάνικο το ρυθμικό και το μελωδικό που ήταν ούτως ή άλλως και ο σχεδιασμός ήταν σε όλη τη, σε όλη τη γη δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα mm -hmm. το, δεν θα κάτσει άλλο άλλος να γράψει ένας βοσκός μια μια την παρτιτούρα του θα κάνει αυτό που νιώθει πόσο μελετάς τους αυτοσχεδιασμού σου <Το <Το <Το <Το <τώρα> πόσο ε, τους δουλεύεις ε, πόσο, ε, αυτό έχει γίνει πιο πριν Δηλαδή, Αλλά μελετά όμω παρόλα αυτά. Εννοείται. Μελετάμε, ναι. Και, και γι' αυτό είναι και. Καμιά φορά γίνονται πολύ πιο λίγε πρόοδε γιατί έχει κάνει αυτή τη μελέτη. Την έχει κάνει πολλά χρόνια μόνο σου. Δεν δηλαδή, έρχεται και λοιπόν, τη τίποτα τυχαία. Όχι. Όλα είναι όχι. Όχι, όχι. Καθόλου. Ένα αποτέλεσμα δουλειά mm -hmm. και παγιώνονται. Περνάτε λοιπόν από διάφορα κανάλια, από διάφορου τρόπου που μελετάτε, του αυτοσχεδιασμούς, τι παραλλαγέ. Mm -hmm. Και όταν πηγαίνετε για ένα τζαμάρισμα. Πηγαίνετε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο Ίσως και μια ομάδα τραγουδιών που είναι ενδεχομένως προκαθορισμένη ή, Σκέφτομαι νοστάτε, ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν ζαμάρουν λοιπόν οι άνθρωποι και μαζεύονται ε, Πόσο εύκολο είναι να παρακάμψεις ε, τους τρόπους που μελέτησες ε, Ή αυτό που ξέρεις και να φύγεις από το comfort zone Από αυτό το εύκολο, ναι. προκαθορισμένο Και εκείνη τη στιγμή, αλλά εκείνη τη στιγμή εντελώς τυχαία Και πολύ ξαφνικά να αυτοσχεδιάσεις Υπάρχει περίπτωση να γίνει ή πρέπει να υπάρχουν συνθήκες. Κοίτα, εσύ τώρα που μου μιλάς οι λέξεις που λες δεν τρέχει έχεις να πει. Μου μιλάς εμένα όμω και μου κάποιε λέξει συγκεκριμένε. Σε σένα μιλάω και τι συγκεκριμένε λέξει νομίζω μπορεί και να μην τι έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν πολύ πετυχημένε. Άρα, αλλά... άρα, άρα αυτοσχεδίασε. Αυτοσχεδιάζω αφήνα, ό, όλη μέρα άρα, σήμερα. Άρα... Από τι 10 μόνο αυτοσχεδιασμό πίστευε που έχω κάνει. Δέσποινα. Άρα νομίζω κάπω έτσι. Είναι, δηλαδή έχει μάθει. Δηλαδή δεν, δεν ανακαλύπτει ούτε το ούτε Μπορεί να παίξω λίγο διαφορετικά. Άρα, μην λέμε ότι κάνω και καμιά παρθενόγενεση, α πούμε. Εξαρτάται και τι θέλει Είναι και θέμα τόλμη επίση. Είναι και θέμα τόλμη και. Αν το κάνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά από πώ θα το κάνει σοου το πράγμα, Δεν θα το φιξάρει ότι αυτό πετυχαίνει, άρα θα παίζω αυτό. Εξαρτάται προφανώ από το κοινό που έχει απέναντί σου. Και από του μισθού. Ναι, βασικά από σένα εξαρτούν το. Δηλαδή, πώ τροποποιήσει και πού θα το, το ναι. πα. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τη δουλειά αυτή που έχουμε εδώ στα χέρια μας Έχετε το δίσκο jargon θα... το προηγούμενο του 14 ε, Θα διαλέξεις εσύ, εσύ τώρα Κάνα τίτλο μα λες Λοιπόν, Slided, Balkan Wings Flamenco <laughs> Girl Eucalyptus, Waiting Orpha Funk Blackout Spirit, Jargon Normalize <laughs> Όλα ωραία <laughs> Και δεν μπορείς να διαλέξεις Είναι καλό αυτός ο Τάκης Μπαρμπέρης λοιπόν ε, Καθώ ε, εξελίσσεται και μεγαλώνει, γίνεται ακόμα καλύτερο. Υπάει. Για βάλτε κάποιο που θέλετε, δεν πειράζει. Όλα δικά μου είναι όταν βγαίνουν σε δίσκο, έχω, τα αγαπάω. Έχει ταλέντο τελικά. Στο πρώτο κατάστημα που είμαστε μέσα από του νουζικόρνε, μα να βάλουμε το πρώτο. Ε, βάλετε το. Είναι φάνκι, ναι. Ναι. Ωραίο κομμάτι. Φάνκι. Σλάιντι το κλείσιμο στην κυθάρα. Για το. Πάμε να γλιστρήσουμε λίγο. Παρέα λοιπόν. Είμαστε λοιπόν εδώ, στο φιλόξενο πατάρι, στο Music Corner. Είναι ο σταθμό μα. είναι το μεταδεύτερο. Είναι ο ραδιομαραθώνιος jazz. Πρώτη φορά συναντιόμαστε ε, με ανθρώπους και με, ε, από τη μουσική τη jazz, από αυτό το είδος. Ε, έχω αρχίσει και χάνω λίγο τα λόγια μου, γιατί τώρα τους έχω και τους δυο απέναντι. Τάκης Μπαρμπέρης. Κακό που μας έβριγε πολλά λεπτά χωριό. Τάκης Μπαρμπέρης και απέναντι μου ήρθε και στρώθηκε Γιώργος Κοντραφούρη δεν ξέρω τι να πω, ε, δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω. και μου κόβουν τις λέξεις, Κατάλαβε, ενώ είχα μια ροή. Και η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, αφού ήρθε και σε καλωσορίζω Γιώργο. Γιώργο Κοντραφούρη, καλώ λοιπόν εδώ στο σπίτι μας το μεταδέθετο. Καλώ ήρθατε. Έχω φυλάξει τον Τάκη Μπαρμπέρι επίτηδε για ουλί... να γίνει εδώ φασαρία μεγάλη. Με όλα τα χρόνια, νου, Να γίνει μια φασαρία εδώ με τον μικρό ε, και. Θέλω να κάνω μία ομάδα, ένα jazz group και θέλω να είναι πολύ δυνατό. Θέλω η dream team ε, της εσύ jazz. Εσύ δηλαδή θα κάνεις για να καταλάβουμε. Εγώ θα είμαι ο σπόνσορας. Ah. Ε, θα είμαι ο agent Αλλά τα yeah. Και επίσης επειδή είμαι γυναίκα μπορεί και να ανοίγουν οι πόρτες λίγο πιο εύκολα στο να πλασάρω τα αγόρια. <laughs> ε, λοιπόν, το group λοιπόν, η dream team της jazz φτιάχνεται και από νεκρούς και από ζωντανού, γιατί εδώ είμαστε και για τα δύσκολα και θέλω να μου πείτε πώς θα το φτιάχνατε, με ποιους. Ο Γιώργο, ο κύριο θα σου πει. Ο Γιώργο. Εγκυκλοπαίδεια. Πάμε. Ε, ε, να σου πω κάτι για την Ελλάδα τώρα. Καταρχά, όσοι ασχολούνται με το jazz, για μένα είναι όλοι την Μόνο για να τη βγάλει <laughs> με αυτό το πράγμα, ξέρει που δεν είναι καν δουλειά, είναι χόμπιλα. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει. Ναι. Άρα, όλου θα του έπαιρνα. Και θα ήθελα να με πάρουν όλοι. Γι' αυτό παίζω ακόμη και με του μικρού και παίζω ναι. με τέτοιο δηλαδή. Ε, και ξέρει και το dream team είναι αυτό που θα έρθει μετά, σαν ένα όνειρο. Τι σημαίνει παίζουμε με του μικρού, Τι εμπειρία είναι, Φοβερή. Καταρχά. Οι μικροί έχουν το, το νέο αίμα, Πώ Διδάσκεσαι το νέα... από αυτό, έχουν... έχουν... Πολύ. Φοβερή παραπέρα. Το, τον ενθουσιασμό ρε παιδί. Οι έχουν αυτό. Γι' αυτό το dream team που λέω, Του παλιού, οι παλιοί έχουν τραβήξει αυτά. Το είπε και ο Τάκη το... πριν. Και ναι. με τον Τάκη θέλω να πω ότι ο Τάκη είναι σω ο πρώτο δίσκος jazz που έπαιξα, που ήταν στο Τάκη, το πρώτο του δίσκο το Something from July, ναι. και μετά παίζω και στο δεύτερο το Άργιου Χάπι, το οποίο ναι, το είναι, είναι από τα πιο αγαπημένα μου ε, που έχω παίξει και θεωρώ ότι είναι και ένα από τα καλύτερα του Τάκη. Α πούμε, ο Τάκη είναι ένα μουσικό, γι' αυτό θέλω να πω, και δεν το λέω επειδή είναι μπροστά. Το έχω πει και άλλε φορέ. Θα φύγει σε λίγο, οπότε ναι, θα τα πούμε. Που βρήκε τη φωνή του. Βρήκε τη φωνή του και είναι ιδιαίτερο αυτό που κάνει και είναι εντελώ προσωπικό. Δηλαδή, όταν σε πάρει ο Τάκης, είσαι στον κόσμο του. Και σε ένα τέτοιο Τουλάχιστον εγώ το βλέπω και τώρα που μεγαλώνω, αν ξέρω, Και δεν το λέω κοπλιμέντο. Ούτε και επειδή είναι ο τάκη ούτε. Και ο καθένα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Νομίζω... Γιατί η ζωή του, όπω μα είπε, δεν ήταν και εύκολη, με την έννοια ότι τον έβαλε στη διαδικασία να ψάχνεται σε σχέση με αυτό που Είπα... αγαπούσε. Και εγώ έλεγα πριν ότι το ίδιο το ρόλο που μα έφερε εκεί πέρα. Με, με. Στην, Στην γελιά μα γενιά. Ναι, ναι. Ναι. Και ο Γιώργο. Μα, και στη γελιά του Σκόφιλ δεν ναι. τον έφερε το και, και μετά το, δεν το κομπλάρανε να το δείξουν και όλε αυτό Οφει, που είχαν ζήσει. Ευκαιρίζει. Εγώ ακόμη ακούω, ακούω metal το σπίτι. Ναι, ναι, ναι, το κεράσκει. Ναι, ναι, το ξέρω. Metal. Metal, ναι. ναι. Όμως... Να σου πω από αυτό το δίσκο ποιο θε να βάλουμε όποιο θέλετε εσεί. εντάξει είναι μερικά μεγάλα όποιο θέλετε εσεί και με την κιθά αλλά μένα μου αρέσει πολύ και το μόνιμο το Deep South αλλά η φοβερή ευκολία είναι μεγάλη... όταν είσαι στο Music Corner ότι ό,τι και να συμβεί ε, πας κάτω, παίρνεις τα CD's, ανεβαίνεις πάνω και τα έχει όλα εμείς τιμούμαστε και το παλιό Music Corner που ήταν επιστημίου με το που ήταν που ήταν, στο υπόγειο που βέβαια, κάτι βέβαια, κάτι βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό το, είναι. Το Music Corner είναι εκεί που ήταν οι, οι, οι λουκουμάδε. Δεν ξέρω αν ναι. υπάρχουν ακόμα. Οι λουκουμάδε. Ε, λίγο μα μετά τη δουλειά. Τώρα έχουν κλείσει και οι λουκουμάδε, χάσαμε και του λουκουμάδε. Ναι. Αλλά ευτυχώ δεν έχουμε χάσει το Music Corner, το φιλόξενο όχι, δισκοπολείο. Και είναι και οι ίδιοι και κύρια. Και είναι σπουδαία παιδιά. Και Εναι, να είτε. πω κι εγώ έτσι όπω είμαστε τώρα παρέα, ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη και ευγνώμων που είμαι εδώ μαζί του και μα φιλοξενούν το μεταδέθετο. Με μια αγκαλιά και να τους ευχαριστήσουμε ναι, γιατί ναι. σήμερα επιμηκύνουν το πρόγραμμά τους και το άνοιγμα εδώ του δισκοπολίου Βέβαια. δύο ώρες. Και στηρίζουν ναι. Αλλιώς... σχένι, χρόνια τη σκηνή μα. Βέβαια. Βέβαια. Άρα λοιπόν η Dream Team από Έλληνες δεν, τους παίρνουμε Μπορεί όλους. Μόνο η Dream Team όλοι είναι τώρα, δηλαδή και μόνο που το Από το τους ξένους, τους πολύ μεγάλους. Τον Μάιλς Ντέιβις, ας πούμε, θα τον ήθελες ή όχι. Τον ζήτημα δεν πάει, αλλά σε θέλε αυτός, ας πούμε. Σου λέει κάτι. Χανόμαστε σε αυτό που μα. Σου λέει κάτι, σου λέει κάτι. Μόρε, ξένεις τώρα και για τον Τάκη σχήει αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν έχουμε χάσει το ενδιαφέρον μας για αυτό το πράγμα. Το αν παίζεις καλά, αν παίζεις κακά, αυτό είναι ο τέταρτος παράγοντα. σε μια χώρα που καταστρέφει το πνεύμα μέσα εισαγωγικά. Δεν θέλω τώρα, αν θέλετε, τα βγάζετε και τα εισαγωγικά. Θέλει, ε, για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση, έπαψα πλέον να παραπονιένε, το βλέπω ως πρόκληση. Κάθε χώρα έχει μια πρόκληση, που, που άλλες χώρες έχουν άλλου είδους προκλήσει. Εμεί έχουμε αυτή, ε, τουλάχιστον για μένα, να διαλέξεις αυτό που θες και να συνεχίσει να το κάνεις αν, ε, ανεξάρτητα από το, όποιες συνθήκες υπάρχουν. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώ αυτό είναι ναι. Και, και, ναι. Για, και ναι. γι' αυτό ναι. με βλέπει και δεν λέω. Μόνο που συνεχίζουμε και το κάνουμε. Τελευταία υπάρχει μια άνθηση στη τζάσκετ. Όχι, το, θέμα... το, το τελευταίο είναι 10 ναι. χρόνια. Ναι. Έλατε δε. ναι. Δεν είναι ναι. τώρα. Έχει όμω πάρει. Υπάρχει μια άνθηση, υπάρχει ναι, ένα ενδιαφέρον. Το, το λέω γιατί. Γιατί τον τελευταίο χρόνο μετά τον COVID ε, υπάρχει μεγάλη. Ε, εντάξει, από, τα, από πολλά γκρουπ δεν είναι και τόσο ανθυρή α πούμε, Δεν μιλάω για την jazz. Ενώ αντιθέτω με την jazz, φέτο κυρίω υπάρχουν Die πολλά. Τα παιδιά, τα, παιδιά, τα δημιουργικά, έχει, υπάρχει μια μεγάλη άνθηση κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή έχουν βγει πολλοί νέοι μουσικοί, καλοί μουσικοί, ναι. σπουδαγμένοι, τα και δεν, ξέρω, δεν είναι θέμα μόνο σπουδών. Δηλαδή τα ταλαντούχοι και κάνουν και ωραίε δουλειέ κτλ. Απλώ το θέμα είναι οι χώροι εδώ. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Θα πρέπει αυτά τα παιδιά να ζήσουν από αυτό. Δηλαδή να μην κάνεις σκυλιά πράγματα για να ζήσεις. Εντάξει, θα διδάξουμε όπως όλοι μας, για να... αλλά κάποιο, πρέπει κάπω στο κοινό να, να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Υπάρχει κοινό, δεν μπορεί να έχει κοινό το σκυλάδικο μόνο και να μην έχουμε εμείς καθόλου. Να σου πω, δεν υπάρχουν χώροι δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Όχι. όχι, όχι. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν τώρα, όχι. Άκια, όχι. Τουλάχιστον για, για... τρεις χώρια. Και ειδικά ναι. για την πληθώρα των μουσικών που υπάρχουν σε αυξήθηκε τα group και Έχει σημασία πολύ να πολύ δούμε λίγη. λίγο πως εξελίσσεται και η σκηνή, η μουσική σκηνή της jazz που σας φιλοξενεί κατά καιρός ε, Καταρχάς εγώ τώρα... Έχει σημασία και για μένα ως ε, ακροατής που έρχομαι να σας συναντήσω για που χρο... έρχομαι Για χρόνια πίστευω ότι υπάρχει κοινότητα και όχι σκηνή, είναι δύο διαφορετικές έννοιες Είναι τελείως μεθορετικές η, η, η, η, η κοινότητα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κλειστό και ε, ανεξάρτητα. Δεν, το, δεν την ενδιαφέρει την κοινότητα αν γίνουν γνωστοί ή άγνωστοι είναι μια κοινότητα που ζει μεταξύ της η σκηνή όμως είναι ένα πράγμα που εξελίσσεται και αναπνέει και ανεξαρτά αν, αν κάποιο το ακούει ή δεν το ακούει, υπάρχει σκηνή όπω λέμε η σκηνή του μέταλ. Mm. Μπορεί να, ακού, να μην ακούει κανένα από εμά μέταλ mm. που εγώ ακούω, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει σκηνή. Δεν είναι κοινότητα. Περίεργο που ακούει <σχερνά> μέταλ. Μου πολύ α, α, <σχερνά> Η, α, α, η α, κοινότητα όμω δεν είναι πολύ πιο σημαντικό στοιχείο για να το προχωρήσει λίγο όλο αυτό. Αν την κοινότητα ξεκινάει. Αλλά για να γίνει καθολικό πρέπει να γίνει σκηνή. Πρέπει να επικοινωνηθεί λοιπόν. Ναι, πρέπει να επικοινωνηθεί, αλλιώ είναι κάστα. Είναι συγκεκριμένη κάστα Και μετά αυτό παθαίνει μια και σύψη είναι, είναι δύσκολη να δημιουργηθεί τώρα σκηνή έτσι δεν είναι Υπάρχει όμως υπάρχει, και, και γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα Αν, αν, αν ήταν κοινότητα όπως όταν είμαστε μικροί Που ήταν το συγκεκριμένο είδο που ήξερες ότι το άκουνε σε τρία μαγαζιά που πάνε συγκεκριμένοι Και έχει τελειώσει Και mm. λέει συνδυγή μα. Αλλά όσο ανοίγει Όσο βγαίνουν τα παιδιά που είπε που είναι που έρχονται και παίζουν και πλέον και όλες οι παραγωγές αν ακούσετε, είναι φάμιλες με, και με το εξωτερικό. Okay. Δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέγαμε, α για ελληνικό καλά ακούγεται, δεν υπάρχει που για μένα ήταν να δω και μια έκφραση έτσι κι αλλιώς. Okay. Δεν, ούτε λες για φιλανδικό ακούγεται καλά τζάζ ή για πολωνικό, okay. δεν το λε. Λες, είναι καλό ή είναι κακό, ας πούμε, όπως, όπως για το Metal και πάρα να φέρνω όμως τα και γι'αυτό και μερικές παραγωγές βλέπεις ότι κάνουν καριέρα πιέσου. Ναι, δεν ναι, λες ότι τα συγκροτήματα Metal παίζουνε καλά για Metal, Βγαίνουν και παίζουν έξω και Χαντούρου <laughs> και είναι μόνοι του. Αυτό θέλω να πω, άσχετα αν δεν το αναφέρει κανένας, γιατί δεν είναι τους θερούν, μην πω για άλλε σκηνές όπως το Hip Hop και όλα αυτά. <laughs> ναι. ναι. Ε, γιατί ε... να ε, μιλήσουμε και για hip hop, για πε <laughs> <πώς> το <βλέψεις. laughs> πού. Resistor... <laughs> Πώ ε, ναι, ναι, το βλέπει, εγώ το βλέπω αλλαγό με τα λάστορα, όπω είναι. Είναι Συνεχίζει, βαθμό. Είμαι μεταλλάστο, δηλαδή. Το υποστηρίζει πολύ. Είναι φοβερή αντίφαση γιατί ο Κοντραφούρη είναι ο κατεξοχήν jazz πολυτεχνική παιδιά και μελετημένο σε όλη την παλιά jazz, τη σύγχρονη κτλ. Το έχει όλο πολύ καλά. Θέλω να σα πω ότι μένει και μεταλλάστο. Παράδοξο. Διαβάζοντα για να έχω λίγο μια εικόνα. Υπάρχει jazz metal. Πώ είναι είδο. Άρα είσαι στο σωστό δρόμο. Ελπίζω. Είμαι λίγο πιο μαλάκο τώρα που μεγαλώνω α πούμε. Γιώργο είναι το jazz metal. Ποιο είναι τώρα και αυτό το math core που λένε έχει τέτοια. Α, είναι κάποια στιγμή. Εντάξει. Ναι, ναι. Και ο Dan Wise έκανε τώρα ένα δίσκο που είναι ο φοβερό drummer. Το οποίο είναι τέλο metal. Ποιο, ποιο, ποιο. Dan που είναι τρομερό drummer. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή Αρέσει αυτό το... Ο καθένα είναι δημιούργημα της γενιά σου. Πρόσεξε γιατί αυτός έχει κάνει φοβερά πράγματα. Ντάν το... Γουάις έχει κάνει αυτό το πώ το λέει, baby, tar baby, ένα αυτό. Ναι, ναι. Όχι αυτόν άλλο. Δεν το θυμάμαι που έχει μια κούκλα το οποίο είναι εντελώ και δεν είναι απλώς μετά προ το death πάει. Ναι. <laughs> Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Τάκη παρότι ο Γιώργος <laughs> το <laughs> έχει πει <laughs> ε, John, John Coltrane, Miles Davis. Όταν του ακούω ξέρω ότι ακούω John Coltrane, Miles Davis. Τάκη θεωρείς ότι έχει φτιάξει λοιπόν μια μουσική ταυτότητα που αν την ακούσει κάποιο θα πει Αυτό είναι Τάκης μπαρμπέρι. Oh, δεν το ξέρω. Πραστώ. Ο Γιώργο το απάντησε πριν. Για <συσίλυν> μένα. Αλλά ε, το θέλω να το ακούσω και από σένα. Αν νιώθει <συσίλυν> δηλαδή κάπω έτσι. <συσίλυν> Όχι, εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι ας πούμε σε αυτό που κάνω. Ξέρεις, τα ερεθίσματα που έχω. Καταρχήν να μ' αρέσει εμένα αυτό που. Ναι. Το, το ότι βολιάζομαι λαϊκά μέσα. Να κουμπώνει με σένα, ναι, κατάλαβα. Ναι, αυτό. Τώρα από και πέρα αυτό ίσω δίνει κάποιο. Κοτάξει, δεν θα το πει αυτό. Δηλαδή, εσύ το είπε πριν, αλλά είπα λοιπόν να εγώ. το παλέψει δεν θα το πει. Είπα εγώ. να το παλέψω λίγο με τον τάκι, αλλά εντάξει αφού το είπα εσύ, εντάξει, θα γιατί θα το ο γιο είπε εγώ ότι για να εστιστικό σα. Εγώ το παίρνει από φίλου, ο γιορτό που λέει ναι. αυτό, ναι. Να, ο πολλή που λέει εγώ ναι. αυτό το δίσκο του Άριου Χάπι, α πούμε, και του δώσε χαρά να συνεχίσει και λέω και ήταν να δει έφτιαχσε κάποιο τόπο. Ναι, συμφωνούμε ότι έχει μια δική σου μουσική ταυτότητα. Ναι, Τέλο πάντων. Εμεί μόνη μα ξέρει επειδή ζωριστήκαμε λίγο γενικά αυτό. Ε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά το, όταν μετά από 15 χρόνια σου έρχεται ο Πολιτζογόμπολο που κάνει αυτή τη, τη μουσική, α πούμε, και, τα λοιπά, και συνεχίζει, και σου λέει Από αυτό το δίσκο, εγώ επηρεάστηκα, α πούμε, ή μου. Ε, ότι κάτι έχει κάνει. Τότε το αντιλαμβάνεσαι από του άλλου, από τον εαυτό σου ή κάνει αυτό που είσαι. Αν είσαι ειλικρινή με εαυτό σου, αυτό θα κάνει, θα συνεχίσει, ξέρω εγώ. Τι ναι. κάνει τώρα, καλό, κακό οι άλλοι θα το ή άλλο δεν το κρίνει. Πόσο καλό ναι. κάνει σε άλλου, πώ το παίρνει. Έχεις, έχεις, δεν έχεις ταμπέλα, έχεις ταυτότητα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις μια μουσική ταυτότητα πολύ ιδιαίτερη. Να ακούσουμε και από τον Γιώργο τον, Γιώργο, τον Κοντραφούρη ένα στοιχείο μουσικό, μισό, είναι καλό, είναι νέο παιδί. Α. Για τις επιλογές του, ε, ποιος αρέσει περισσότερο το οργανάκι, το φάρφισα ή το χάμον, <laughs> ή όχι. Το χάμον. Το Hammond, το Hammond, έχει τη, τη γλυκιά πούμε, α πούμε. Το μου αρέσει. Τη δεκαετία του 1960 και, και τώρα πόσοι έχουν χάμον κανονικό εδώ. Δηλαδή έχω το τοίχο 100 και το βλέπετε το χάμον. Όχι ότι είναι τίποτα ούτε φετυχιστή. Είναι και μετά καινούργια. Βγαίνουν πλέον. Έχει ο ένα ιδιαίτερο ήχο. Και όμως. μου λέγε η φαρφίσα, η φαρφίσα, η φαρφύσα. Ναι, του λέω ξέρω, φαρφύσα, <laughs> Λέρω, ας <μιλάσω> το ξέρω το φαρφίσα. Εκτελώ εσύ να σου πω κάτι. <laughs> Πόσε φορέ έχει δει κανονικό χάμον και μου μιλά για φαρφίσα. Πει μπροστά σε ένα κανονικό χάμον το 1967 με το Λέσλι, και έρχεσαι και μου λε για τι παρφίσει. Δεν το κατάλαβα. Α πούμε αυτό το πράγμα και βλέπει το κανονικό χάμον. Υπάρχει και άλλη διαφορά του Χάμον. Μεγάλη διαφορά. Καταρχά το Χάμοντ, θα πω πολύ λίγο. Ο Λόρεν Χάμοντ έφτιαχνε ρολόγια το 1932. Και ήταν ειδικό στι πατέντε. Ήταν εφευρέτη και βρήκε ότι με ένα μαγνήτη και ηλεκτρισμό μπορούν να βγουν οι 9 αρμονικέ που βγαίνουν στη φύση, που βγαίνουν και στο εκκλησιαστικό όργανο με το υδραυλικό σύστημα, με τους αυλούς. Αυτός ούτε. βρήκε ότι με το μαγνήτη και τον ηλεκτρισμό θα βγουν οι ενιαρμονικές γι' αυτό. Αυτό λέγεται ηλεκτρομαγνητικό όργανο. Αυτή είναι η ονομασία. Είναι πληκτροφόρα λοιπόν. Επιχάμω να... το λέμε, που επειδή και αυτός ασύ την πατέντα. Ο ο ναι, ναι, ναι, ναι. Ηλεκτρομαγνητικό όργανο. Το φαρφέσα δεν είναι ηλεκτρομαγνητικό όργανο. Μα, μαγνήτες τα, ε, τα tone wheels τα λεγόμενα αλλά είναι μαγνήτες με ηλεκτρισμό. δεν έχει είναι πιο πολύ στα synthesizer που προσπαθούσαν ναι. όλα να μιμηθούν να προσ... το ναι. ήχο του χάμοντ ναι, ναι. πλήκτρα λοιπόν, λοιπόν, είναι. και ναι. τα δύο μουσικά όργανα ναι. πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια μουσική και είμαστε εδώ ε, συντονισμένοι ε, μου αρέσει και η φαρφύσα. και είναι και συλλεκτικό και για σέρφ και Για άλλα, ήδη είναι καλό. Αλλά άμα συζητήσουμε τώρα, θα είναι ειδικό άμα που το όργgano, για το όργανο. Για την Ιακαζατζίδη, δεν είναι. Και αυτό, πώ λέγεται. Για την χαρά είναι Βασιλιάδη. Πώ λέγεται αυτό, Φαρφίσα. Φαρφίσα δεν είναι. Στον χαρά που είναι Νομίζω είναι η Φαρφίσα στα καλύτερά τη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο μεταδέστερο. Πάμε να ακούσουμε τι μουσικέ μα και επιστρέφουμε με μια πολύ δυναμική παρέα όπω ακούτε. Στον αέρα, αλλά έτσι όπω έχει. Δεν σταματά με τίποτα. Εδώ αυτή η παρέα <laughs> πραγματικά ε, θα το τραβήξουμε μέχρι το βράδυ, ε, γιατί ναι. φτιάχνει και ο καιρό, έρχεται και καλοκαίρι. Και και έχω καταλάβει ποτέ, ότι σε αυτή την παρέα αγοράζει. Αρέσουν πάρα πολύ τα παγωτά. <laughs> Γιώργο Κοντραφούρη. <laughs> Πε τα όλα, γιατί στα ενδιάμεσα δεν είναι ωραίο που λε τι καλύτερε πληροφορίε. <laughs> ε, Πε λοιπόν, ο Τάκης ο Μπαρμπέρη και εσύ μέσα στη ζέστη. <στηρή> Τι είναι αυτό που είναι... αποζητάτε περισσότερο. Ζητάμε ένα παγωτάκι, το θυμάμαι. Είμαστε 30 χρόνια πριν, κάπου πηγαίναμε να παίξουμε μεσημέρι με κάψωνα και έχουμε σταματήσει το φανάρι. Τώρα που είναι πάνω Στο, είμαστε, κυφισό, στο, στο και κυφισό. κυφισό. Και του λέω ρε, τάκι, να είχαμε ένα παγωτάκι. Τώρα ναι, ναι, ναι, ναι. μια κοπέλα και λέει η εμφανίζεται μια κοπέλα και λέει η μην παρέα Τον έχω χάσει Είμαστε ψυχικά και να βρεθούμε μετά από. 10 ναι, δεν χαλάνε χρόνια. αυτά. Δεν είμαστε δε νησυχικά. Δε δε σα έχει πάρει καθημερινότητα, αλλά σα έχει πάρει και η μελέτη προφανώ. Προφανώ δύο δύο, τα μελετάτε. Όχι, όχι, Ωραία, και ο χρόνο. Ναι. Έχει μνήμη ο αυτοσχεδιασμό και η παραλλαγή στα δάχτυλά σα. Νομίζω έχει το χέρι, έχει από μόνο Έχει το μνήμη το χέρι. Βέβαια. Ναι. Εγώ ως κλάση και πιανίστας το νιώθω αυτό το ε, ε, Έχω ιδιαίτερη. να μελετήσω σχεδόν 20-30 χρόνια Αλλά νιώθω ότι αν κάτσω μπορώ άνετα να θυμηθώ Έχει και επιθυμίες ιδιαίτερες στο χέρι Έχει δηλαδή. και επιθυμίες, τι Νομίζω, σημαίνει αυτό ε, Ο Πολ Μπλή ο μεγάλος πιανίστας το λέγεται Δεν είσαι αφού δεχάνει Να βάλουμε τον Πολ Μπλε Ας πούμε ένα μπλου σε σόλ για το πιάνο Για το χέρι είναι εντελώ τέλειο Είναι γάντι, ενώ σε φάδιες δεν είναι Ω κλίμακα δηλαδή, δηλαδή, ναι, το Ακριβώς, είναι, δηλαδή το λες Εγκεφαλικά δηλαδή σε εξυπηρετεί. Ας, ε, σε εξυπηρετεί μη οικά. Ναι. Εγκεφαλικά σε εξυπηρετεί το οτιδήποτε και μπορεί να το αναλύσει. Μη ναι, όμως είναι πιο το χέρι εύκολο. Ευχαριστιέται και για αυτό οι μεγάλοι κλασικοί, ας πούμε, συνθέτε για το πιάνο. Κάνανε το αντίθετο από, από ό,τι μπορούσαν. Που αυτό είναι τρομερό. Πήγαιναν αντίθετα με τις, ας πούμε σκριά που είχε ένα πολύ μικρό χέρι. Όλα τα κομμάτια του είναι με δέκατε. Είναι έτσι, πρέπει να γίνει το χέρι και τέκοβε εδώ με το σιράφι για να μπορεί να τα πιάνει. Oh. Ναι, ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι, ο Λίτ ναι. που είχε ένα τεράστιο χέρι, έπιανε εδώ. Ναι, ναι. Όλα είναι κλειστά. Είναι όλα. Περιορισμένα. Μαζεμένα. Κάνει ναι, το αντίθετο από ναι. αυτό που μπορούσε. Ενώ ναι, μπορούσε να κάνει τη δέκατη του κρυάφου, εντάξει, μπορούσε να κάνει το αλόγιστο. Μήπω το άλλο και δεν το έλεγε αυτό. Πηγαίνανε και πολύ με το όργανο, αλλά εντάξει. Το, το, το, το λέω κανένα. Καμιά φορά όταν σε ακούω να πεζεί μουσική, νιώθω ότι με το ένα πόδισε στην κλασική μουσική και με το άλλο στην jazz. Όχι oh, τόσο πολύ, αλλά τώρα προσπάθω, τώρα βγάναμε και ένα συντή με την εύκαια γραφή. Το μαζεύει, αλλά ε, ε, γενικώ. Πριν πολλά χρόνια. Ναι, βγαίνει. Και, και ο όργανο, α πούμε, δεν μελετάω, μελετάω πιάνο. Και μελετάω. Μην, μην νομίζετε, κλασικά μελετάω 10 κομμάτια όλα τα χρόνια τα ίδια, α πούμε του Ραβέρντοντα, Πότε Κουπερένν, όλα τα ίδια. <laughs> <laughs> Τάξει, <laughs> η μουσική είναι μία μετά στη μεγαλύτερη τη έννοια και δεν προλαβαίνουμε, να... Σε <laughs> ναι. Ναι. Δεν, δεν προλαβαίνουμε <laughs> να κάνουμε... Συμφωνούμε σ' αυτό απόλυτα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε... Είναι μία, ναι, το, το είπε δεν και... Δεν προλαβαίνουμε και. να τα κάνουμε και όλα. Σου βάζω λίγο υπόκριση, Paul Blaine. Είναι <laughs> το πρώτο, <laughs> Είναι το πόξι. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Νομίζω Τακή. Εάν έρχονταν κάποιος άνθρωπος Έτσι στο δρόμο δεν ξέρει τι είναι η μουσική jazz Και σε ρωτούσε Πες μου βρε άνθρωπέ μου τι είναι η jazz Τι είναι, τι είναι? Τι είναι? Γιατί εγώ δεν ξέρω τι μου λέω Γιατί μεταξύ μας λίγο πολύ Μπορούμε να το διαχειριστούμε στην κουβέντα Τι είναι η jazz Μπορεί να είναι και κάτι πολύ αφαιρετικό Μπορεί Γιώργο. να σε πάει κάπου αλλού Κύτε, ζώσεις, Για μένα είναι <Ρυθμός> ο ανατευτικός της σχέσης με τα άλλα, είναι ο σημαντικός. ρυθμός. Ο ρυθμός. <σ circumstances> ε, η αρμονία θα την βρίσκαμε και στο Ravel. Τις Blue Notes θα τις έβρισκες, ας πούμε, στο Ravel. <Ρυθμός> ναι, όλα τα βρίσκες κάπως, όλα θα τα βρίσκες κάπως. Άρα η απογείωση είναι, στόρα. λοιπόν, με το ρυθμό, τελικά, ε, αυτό είναι <συ> το του... κύριο <κυρίως> χαρακτηριστικό. <συ> <συ> Γιώργο, εσύ τι λες. Επίσης, το... η... Η... η σονάτα για Βιολί η... η... για... και πιάνο του Ravel, το δεύτερο μέρος έγεται blues. Ναι. <συ> <συ> <συ> <Δελαιοίου> δηλαδή <χω> που πήγε, λέγεται blues, <χω> που πήγε στην Αμερική και είδε το <χω> Άρα θέλω να πω ότι και εκείνη, και αυτό είναι το πολύ συλλεκτικό σε όλα τα δύο της μουσικής, το παίρνεις αυτό που ακούς και σε ενδιαφέρει και το ενσωματώνει στα δικά σου. Ωραβέλ που ξεκίνησε από τον πληροσιονισμό μου, το, το γαλλικό και επειδή η μητέρα του ήταν και βάσκα, όλα αυτά έπαιρνε τα ισπανικά και όλα αυτά, πήγε στην Αμερική και είδε και σου λέει, Θα γράψω το μέρο του Το ίδιο και ο Γκέρσουινγκ. Που ενώ ήταν ναι. Αμερικανό, θέλει να κάνει μαθήματα με το Ραβέλ και να πάρει όλη αυτή την αρμονία yeah. που είχε ο Ραβέλ και τέτοια, γιατί ο άλλο στον ρυθμό τον είχε έτσι καλώ. Και γίνεται όλο αυτό το ζήμωμα, α πούμε, και τον αφάνω. Ναι, Όπω όλα τα, τα είδη. Και νομίζω τώρα ότι η jazz πλέον, σαν, σαν έννοια, εννοούμε ότι χωράει όλα. Και αυτό είναι το ωραίο Εμένα και... Είναι το ε, πολυσυλεκτικό προφίλ, α πούμε. Αυτό είναι η... Η... Η... η μεγάλη αβάντα που. Που μας δεν είναι η jazz, και έτσι πρέπει να τη χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, αυτό το, το στεγανό τώρα η jazz είναι αυτό, yeah. δεν είναι. Δεν με νοιάζει πια. Και στο φινάλη είναι και ένα όνομα. <συσόλυμα> <συσόλυμα> ναι. Δηλαδή, το να βάλουμε μόνο τίτλου και Νέα Ορλεάνη <συσόλυμα> <συσόλυμα> και το ένα και το άλλο δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι να πάρει τα καλά στοιχεία. Αυτό είναι το ζούμε. Όπω και στην κλασική είναι ένα. Γιατί με ρώτησε μια δύσκολη ερώτηση πριν η Δέσποινα. Τι. Ότι πώ θα δουλεύει την τζάσσα 100 χρόνια. Είμαι πολύ νέο πόλε... που είμαι. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι τι είδα εδώ τώρα, α πούμε. Φαντάζομαι να κάνε αυτή την ερώτηση. Το 1500 αυτόν που αυτό έπεσε. Θεόρβ... Αυτό ναι. το είπε ο σταμάτη πριν. Το είπε ο σταμάτη πριν. Δεν υπάρχει. πριν από 100 χρόνια για την τζάρα. Ναι, ναι. τι θα περίμενε. Ναι, 500 ναι. χρόνια Ακριβώς. αυτόν που έπεσε θεόρβι. <laughs> <laughs> και τώρα αυτό φαίνεται πιο πολύ σαν ζώο παρά σαν όργανο. Πώ θα έβλεπε τα πράγματα. Ενώ τότε υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε το ζούσα. Έχω ένα φίλο που παίζει δυνατό. Ναι, θέλω να πω. Συγγνώμη, γιατί μιλάτε έξω από το Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε λίγο με μουσική για να προλάβουμε να συνδεθούμε με Λονδίνο. Θα συνδεθούμε με έναν ραδιοφωνικό παραγωγό του Μεταδεύτερου, Στέλιος Φωτεινόπουλο, σε λίγο μαζί μα. Γιατί ετοιμάζεται να κάνει ένα ταξίδι, να ταξιδεύει στη Νέα Ορλεάνη για να δει ένα jazz festival. Έχει νομίζω πολλά να μα πει, να μοιραστεί με τον Γιώργο, με τον Τάκη, με όλου μα. Είμαι ευγνώμων για αυτό που ζω. Δεν ξέρω, ε, είναι πολύ μαγικό. Να μην τελειώσει καθόλου Προς το παρόν ακούμε Δεν λίγη Λοιπόν να βάλουμε λίγη μουσική Να συνδεθείς Λάβει βασιλά το βλέπεις τι τραβάω Έχουμε εδώ στο, στο μεταδεύτερο Και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο τη τζά. Ε, έχουμε μια σύνδεση λοιπόν. Έχουμε συνδεθεί με το Λονδίνο με το Στέλιο Φωτινόπουλο, που είναι ραδιοφωνικό παραγωγός από μακριά με πολλή αγάπη για το μεταδεύτερο. Στέλιο, καλησπέρα. Καλώ ήρθε εδώ, στο σπίτι μα, στο μεταδεύτερο Μα ακού. Καλησπέρα σε όλου και όλε. Καλώ εμπληκά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μιλάμε, ε, είμαι μαζί με τον Γιώργο τον Κοντραφούρη, με τον Τάικ τον Μπαρμπέρι. Ε, και έλεγα ότι είμαι ευγνώμων για αυτή τη μαγική συνάντηση, πολλά έχουν υποθεί ε, εντός και εκτός αέρα Και τους έλεγα ότι ετοιμάζεσαι να κάνεις ένα ταξίδι στη Νέα Ορλεάνη, ετοιμάζεσαι να πας σε ένα jazz festival εκεί Πε μας λίγο, τι ετοιμάζεσαι λοιπόν να ζήσεις για να ζηλέψουμε κιόλα. Λοιπόν, καταρχάς ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση Να πω ότι είμαι ε, πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την παρέα ε, ε, Κυρίως γιατί ενώ έχει πιάσει και τεχνικά θέματα γύρω από την jazz μουσική ε, το έχει κάνει με έναν τρόπο πολύ έτσι, προσιτό στον κόσμο δηλαδή ξέρετε άλλου ανθρώπους που ακούνε αυτή τη στιγμή και μπορεί να μην έχουν την, την εξοικείωση ε, με, και με τους όρου και τις αρμονίες κτλ και παρόλα αυτά παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο που θέλω να πω εισαγωγικά πολύ γρήγορα είναι ότι συμφωνώ πολύ με τον, ε, ε, τον, τον Κουντραφούρη όταν είπε για την, για την δύναμη της heavy metal και, την, ε, και όλα αυτά τα λεισβερίσια με την τζάζ ε, είχε δει μεταλλήν που εγώ προσωπικά ε, άνοιξα τα μουσικά μου πριν πάρα πολλά πολλά χρόνια και μπόρεσε και κατάλαβα και άλλα είδη μουσική. Ε, όσο... Είμαι μαζί <ΣΙΣ> <Σιλίου> ναι, όσο, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, είναι, παρα, είναι, είναι αλήθεια. Και, και επίση μια άλλη αλήθεια είναι ότι και οι μεγαλύτεροι heavy metal και thrash metal και, και τραμίστε, οι μεγαλύτερε του επιρροέ προέρχονται από τον jazz χώρο. Όχι τόσο πολύ και από τον ροκ, φυσικά, αλλά από τον jazz χώρο έχουν πολύ, πολύ έντονε επιρροέ. Το ελληνικό δηλαδή. εθνικό. Τώρα για, το, για την Νέα Ορλάνη. Ε, εγώ θα φύγω την επόμενη Πέμπτη. Από Λονδίνο, όπου κατοικοεδρεύω, θα προσβιωθώ Νάσβιλ ε, με μια παρέα, με φίλους ε, και θα κατηφορήσουμε το Μισησίτι. Θα περάσουμε από μια σειρά από μικρές πόλεις. Ε, θα περάσουμε και από το Μέντις, εννοείται. Θα περάσουμε μια, ε, στη συνέχεια σε μια σειρά από μικρές πόλεις, από το Κλάρξτελ, το, το Jackson ε, και διάφορες άλλες, για να καταλήξουμε στην ε, Νέα Ορλεάνη. Στη Νέα Ορλεάνη γίνεται το ετήσιο φεστιβάλ ε, jazz το οποίο γίνεται από το 1970 και γίνεται εδώ και περίπου μισό αιώνα. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια δεν είχε σταματήσει η λειτουργία του λόγω τη πανδημία. Έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά, με πολύ μεγάλα ονόματα και έχει και μια ιστορική σημασία. Αν θέλετε, το Jazz Festival τη Νέα Ορλεάνη, πέρα από το γεγονό ότι συμβαίνει στην Νέα Ορλεάνη και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ε, για την Νέα Ορλεάνη το Jazz Festival είναι μια ας πούμε πολύ μεγάλη ετήσια γιορτή Είναι γιορτή ιστορική, είναι γιορτή μνήμη. Ε, το 1970 ε, το, το, το Jazz Festival της Νέα Ορλεάνης ουσιαστικά ήταν ο πρώτος Η πρώτη οργανωμένη κίνηση ε, να παίξουν λευκή και μαύρη μουσική μαζί στα φεστιβάλ ε, ε, Είχε προηγηθεί βεβαίω ε, δύο πιο μικρά Jazz Festival το 68 και το 69 με headliners των Louis Armstrong και των Τιου Ellington, Αυτά είχαν πάει κάπως καλούτσικα να το πω έτσι. Ε, δεν είχαν κάποια τρομερή επιρροή είναι η αλήθεια. Ε, και για αυτό το, το λόγο μπήκανε καινούργιες δυνάμει προς τα του 1970 και στήθηκε το, το, το New Orleans Jazz and Heritage Festival, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι μόνο μουσικό φεστιβάλ, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο τιμάει συνολικά τον καλλιτεχνικό χώρο και τις προσφυγικές κοινότητες και την προσφορά τους στον πολιτισμό της Λουιζιάννα και ευρύτερα φυσικά της Αμερικής. Αυτή είναι, αυτό είναι το ταξίδι. Θα δούμε πολλά και μεγάλα ονόματα σε αυτό. Το Jazz Festival είναι ένα ασφαλό το οποίο συνήθω έχει δύο πούμε, πυλώνες. Ο ένα είναι ο, ο πιο jazz και ο πιο popular. Πυλώνα στα line-ups, δηλαδή θα, θα, θα βρούμε κάθε χρόνο εκεί πολλά μεγάλα γνωστά ονόματα, ακόμη και αν δεν είναι ακριβώ jazz, ε, ακόμα και αν είναι α πούμε οι Rolling Stones ή είναι η Bhutan Clan ή είναι α πούμε ο Tom Jones, καλή ώρα που έρχεται φέτο μαζί με, με πολλού άλλου. Ε, και ο δεύτερο πυλώνας είναι ο πιο τοπικό, ο πιο local, δηλαδή είναι νέε σκηνέ, είτε πιο παλιέ είτε αναδυόμενε. Από το χώρο τη Καραϊβική, από το χώρο τη Νότιας Αμερική, από το χώρο τη Λατινική Αμερική, όπου έρχονται πάρα πολλέ μπάντε, κυριολεκτικά εκατοντάδε μπάντε, και για πάρα πολλέ μέρε. Ουσιαστικά το Jazz Penfield διαρκεί δύο εβδομάδε από πέμπτη προ Κυριακή, άρα ουσιαστικά είναι οχτώ μέρε γεμάτε με πρόγραμμα. Όπου εκεί πέρα έρχονται και δένουν φυσικά όλα τα είδη μεταξύ του και βγαίνει έτσι ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό. Αυτό, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε Στέλιο, έχεις την ευκαιρία να κάνεις από μία ερώτηση στον Τάκη και στον Γιώργο Αν λοιπόν ενεργοποιηθεί αυτό, ας ξεκινήσουμε από τον Τάκη Τι θα, θα τον ρώταγες που δεν το έχουμε συζητήσει ή δεν τον έχουμε ερωτήσει mm, Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον Άμα το ήξερα θα προσθυμάσεις σίγουρα κάτι πιο ε, Νομίζω η, θα αντιδράσει και αλλά... σε απλό Ερώτημα. Ωραία ε, Ένα πράγμα το οποίο πάντα το θεώρησα Πάρα πολύ σημαντικό ε, Μια συνθήκη μάλλον Που θεώρησα πάρα πολύ σημαντική και στην τζάδα Αλλά γενικά στις σκηνές Είτε αυτή είναι η όψη Είτε οι ε, hip-hop ε, Είτε άλλε. Είναι, ε, ε, είναι, ε, είναι η συνθήκη των χώρων Τα βένιους δηλαδή και Θυμάμαι μια, ένα δοκιμαντές το, το οποίο είχε κάνει η Μαρίνα Ιδανέζη Για την ΕΡΤ πριν 2-3 χρόνια Για την τζάζ στην Ελλάδα, για την ελληνική σκηνή τη jazz, ε, που είχε πει πάρα πολύ έντονα αυτή η συζήτηση για το κατά πόσο η jazz τελικά είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από με οργανωμένο τρόπο, μέσα από οδεία, ή είναι κάτι το οποίο γεννιέται στου χώρου. Ποιο είναι ο φυσικό τη χώρο, πού γεννιέται η jazz. Και νομίζω ότι τουλάχιστον και με την εμπειρία μου από το εξωτερικό ε, και μετά από πάντων όσα ε, γνωρίζω γύρω από τη μουσική ιστορία, ο, ο, ο, ο τρόπο που αυτά τα είδη δημιουργήθηκαν, μεγαλούργησαν, ε, προχώρησαν μουσικά, ε, έμπλεξαν και με άλλα είδη, ήρθαν αισθαιόσμωση και με, με ιστορικέ συνθήκε και καταστάσει κτλ. ήταν οι χώροι. Δηλαδή, ακόμη και, σε, και στην ίδια την πόλη, μέτραει πάρα πολύ το αν ε, ε, ένα καλλιτέχνη έχει κινηθεί σε εργατικέ, σε ε, λαϊκέ γειτονιέ ή σε πιο πλούσιε. Ε, αυτό περνάει τη μουσική του και θέλω να ρωτήσω αν στην Αθήνα όντως υπάρχει ένα διαχρονικό θέμα βένιος, δηλαδή χώρων που να μπορούν να φιλοξενούν ε, με πολύ έτσι, απλό και καθημερινό τρόπο μουσικούς, καλλιτέχνες, μπάντε, συγκροτήματα που να μπορούν όχι απλά να παίζουν εν είδη καμπαρέ, αλλά να μπορούν να, να γνωρίζονται, να, να γράφουν μουσική μαζί κτλ. κτλ. Και κατά πόσο αυτό έχει λείψει από την Ελλάδα και πόσο έχει επηρεάσει την ελληνική jazz σκηνή. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο, έτσι τα, τα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω ε, γνώμη και από τους δύο. Καλησπέρα Στέλιο. Ε, Καλησπέρα. Αυτό που θα σου πω εγώ από τη δικιά μου εμπειρία είναι δεν υπάρχουν πια τέτοιοι. Ίσως υπάρχει το σπίτι έτσι, που είναι ένα πιο μικρό χώρος που βρίσκονται με μικρό κοινό, η κοινότητα πούμε, αυτή, η μουσική και αλλά για την προηγούμενη γενιά, που και εγώ πιο πολύ ήμουνα και πιο ενεργό και πιο νέος σε αυτή τη γενιά, ήταν το παράφωνο, ήταν ένα σημαντικό μέρος. Δηλαδή μάθαμε από τα οδεία και πολλά παιδιά, ας πούμε μικρότεροι από μένα, ε, μάθανε από κάποιου δασκάλου που πλέον είχαμε αρχίσει και διδάσκαμε εμεί η πρώτη γενιά, α πούμε, μετά του το Φίνγκ που λέγαμε. Ε, και πήγαιναν και τα δοκιμάζανε το ίδιο βράδυ στο παράφωνο. Ε, με λάθη, είμαι από εδώ και αυτό, αυτό έδωσε μια μεγάλη όθηση. Στη... Αυτό το, το παράφωνο δεν υπάρχει πια. Σου είπα, δεν. ήτανε εσύ τη λε γι' αυτό, δεν θυμάσαι. Συμφωνώ εντελώ. Βέβαια, πιστεύω τώρα, αυτή ήταν πολύ καλή ερώτηση. Ε. Ότι έχει αλλάξει και ο τρόπο πλέον που Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε Στέλι, ότι εκεί ζυμωνόταν και γι' αυτό πάντα μένα μου αρέσουν και οι χώροι που δεν έχουν stage δηλαδή που είσαι στο ίδιο level με το κοινό. Πάντα μου αρέσει, θεωρώ και ενεργειακά είναι καλύτερο. Τώρα όμως πλέον και τα νέα παιδιά και όλοι αυτοί κάνουν αυτό που λέγεται projects. Δηλαδή έχουνε ήδη έτοιμο στο μυαλό τους κάποιο πράγμα και θέλουν να το παρουσιάσουν και θέλουν να το κάνουν. Έχει χαθεί λίγο η ζύμωση που γινόταν στο club. Νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή που είχα πάει στην Νέα Ώρα mm -hmm. για να παίξω και πήγαμε σε ένα κλαμπ, νόμιζα ότι ήμουν σε μάστερ κλαμπ. Ήταν όλοι φοιτητές mm -hmm. και παρακολουθούσαν και ήμουν ο μόνος που έπαινα. Mm -hmm. και, και ο μόνος που ήμουν πιο μεγάλος, που, που έπαιζε ένα μεγάλος πιανέστας, ο Άρον Πάρξ με το μάτι. Μα... Mm -hmm. Τέλος πάντων, mm -hmm. πιστεύω ότι αυτό έχει αλλάξει. Ε, για μένα το βλέπω και στους φοιτητέ στην Κέρκυρα που ενώ κάνουν και jam session ακόμη και στα jam session έχουν ετοιμάσει κάτι σαν project. Ε, σα project για να βγουν να το κάνουν και νομίζω ότι είναι μια αλλαγή τώρα που έχει να, να κάνει και σχέση με το ακαδημαϊκό και έχει να κάνει και σχέση με αυτό Σε προβληματίζει αυτό, τι λέγεις Ότι αν είναι κάτι καλό θα γίνει Ναι, και ναι, θα λες, σωστό Χώροι ε, ε, γι αυτό υπάρχουν τουλάχιστον στην Αθήνα δυο-τρεις που μπορείς να παρουσιάσεις τα πράγματά σου ας πούμε το σπίτι είναι το πιο casual. που είπε είναι η Αφρικάνα είναι το jazz, που μπορείς να παρουσιάσεις που γίνει και music hall και μπορείς να, πα, να παρουσιάσεις όλα σου τα project και και άλλα μικρά είναι όμως για μια, για μια πόλη των τόσων ναι. εκατομμυρίων είναι πολύ λίγη, λίγη. λίγη. Αλλά νομίζω ότι η ιδιοποιώς διαφορά είναι αυτή ότι έχουν ξεκινήσει όλοι οι project, όπως και στην Ευρώπη που θα πάρει μια μπάντα ένα επίδομα για να κάνει το project και το δίσκο. Δεν θα πάνε να κάνουν τζαμ και το τζάμ το κάνουν σε σχολές πλέον και σε τέτοια, δεν, το, δεν θα το κάνουν σε κλαμπ. Mm -hmm. Έτσι νομίζω εγώ χωρίς να είμαι απόλυτος mm -hmm. και χωρίς να είμαι, να είμαι... Και, και, και ούτε θεωρώ ότι είναι καλό ή κακό. Είναι σημεία των καιρών. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει και πάντα θα υπάρχει καλή μουσική και πάντα θα βγαίνουν αυτά που μελαμβούν. Έχει σημασία όμως ο χώρο. Ε, δηλαδή νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ο χώρο. Μεγάλη ο σημασία έχει ο χώρο. Για μένα... Ε, ε, ε, ε, ε, yeah. Εγώ τουλάχιστον που παίζω και λίγο old fashion τις πιο πολλές φορές και με το Hammond organ, όπως είπα, μου αρέσουν οι χώροι που είναι εντελώς casual, α το πω έτσι, αν οι άλλοι είναι formal. Mm. Ε, που να μην έχει και, και stage, ώστε να μην διαχωρίζεται αυτός που παίζει, να μην είναι παράσταση, να είναι ένα δρόμενο. Ναι. ναι, ναι, ναι Αυτό νομίζω δηλαδή, ότι η, και σκην... και νο... η σκηνή και νο... κάνει να δεχωριστούν με συγχωρίσεις Και νομίζω κατά συνέπεια η απουσία των χώρων στερεί νομίζω από την τζαζ ε, αυτή τη ζύμωση και με άλλα είδη, με άλλα, με άλλα μουσικά, με άλλους μουσικού χώρου και κίνηματα Δηλαδή δεν είναι τυχαίο πούμε, ότι η τζαζ, ε, ράπ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ας πούμε Νέα Υόρκη, γιατί η Νέα Υόρκη είχε, είχε ράπ. Και βέβαια, δε δηλαδή, δε ήταν πολύ εύκολο ο, ο, ο τζαζίτα με του με τελασόλου το, με το, με το, με το το να πω και πολύ. Όχι, δεν δε, δε, δε, δε, δε, Να παίζουν στο ίδιο κλαμπ και να επηρεάζει ο ένα τον άλλο Κοίταξε, το ίδιο έχει συμβεί, α πούμε, στη Σκανδιναβία. Στη Σκανδιναβία έχει συμβεί αυτό, γι' αυτό λέμε ο Σκανδιναβικό Ήχο. Δηλαδή, που ενώθηκε η τζαζ με όλο αυτό το σκανδιναβικό και με τα κάντελε, με αυτέ τι μελωδίε που έχουν και αυτό. Το, το, το ήπιο και το, και το τέτοιο γίνεται αλλά ακόμη εδώ δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο νομίζω της ο mm. τη ζύμωση θα γίνεται θα γίνεται αλλά ακόμη νομίζω ότι εδώ έχουμε μερικά στερεότυπα που πρέπει να σπάσουν σε όλα τα είδη της μουσικής δεν είναι μόνο το τζαζ και έτσι όπως το έπει σε εμένα πάντοτε μου άρεσαν τα λόφτς που δεν υπάρχουν τώρα ξέρεις, που ήταν ένα χώρο που πηγαίνανε όλε οι τέχνε μαζί και σαν mm. κίνημα, που, που, που, που τώρα δεν υπάρχουν αυτά, ο καθένας είναι μόνος του και δεν ασχολείται και τέτοια αλλά εντάξει πιστεύω ότι γίνονται πράγματα και κάνουν όλοι το, το καλύτερο που μπορούν Στέλιο, καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ από τις 10 το πρωί Καταλαβαίνω χρειάζεται μέρος δεύτερο <laughs> <laughs> Έχουμε πολλά να πούμε Νομίζω ότι θα προλάβεις το δεύτερο ραδιομαραθώνιο που θα είναι όταν φάρθεις για να τα πούμε από κοντά Είμαι πολύ τυχερή που σε είχα αυτό το λίγο και με αυτό τον τρόπο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Να του πολύ. πω και εγώ κάτι που θέλω σε διακόπτω λοιπόν, ναι. ναι. Στο, ναι. στο mm -hmm. Κράξτελ μισή που θα πας έχω πάει Εκείνη η μεγάλη η, η, η γεννήθηκε ο πιανίστα ο μπλουζίστας που τους Μακ, ο οποίος έζησε στη Φιλανδία και πέσανε στο Ελσίνκι που ήμουν εγώ. Αλλά είχε γεννηθεί στο Κλάρκς Ντέιλ Μισισίπλι. Οκ. Δεν το ήξερα ότι μένει εκεί. Δεν μένει εκεί. Εκεί γεννήθηκε. Mm. Α, εκεί γεννήθηκε. Στο Κλάρκς Ντέιλ okay. Είναι πού να στο... και, και, και πήγε, και πήγε so μετά... Clark's ναι. Στο Κλάρκς ε, παρα... Ναι. Θα περάσει το Clarkdale έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί το Clarkdale έχει επιλέξει ο Morgan Freeman να κάνει εδώ και 20 χρόνια ένα blues bar με live-μουσικές Γιατί είχε κίνηση στο Delta. και, και ήταν ο Eddie Boyd, ο μεγάλος πιανίστας στο Clarkdale mm. μισή συμπ. Είπες Morgan Freeman, άκουσα καλά. Είναι ο Morgan Freeman έχει εδώ και 15-20 χρόνια ένα blues club στο Clarkdale. Mm. λίγο έξω το Clarksdale και σε κάτι, κάτι χωράφια. Ναι, ναι, εκεί, εκεί ήταν όλο το μπλουζ, όλο και το, εκεί ήταν. Προσπαθήσαμε mm. να σε κάνουμε να ζηλέψει. Τελικά τα κατάφερες mm. να ζηλέψουμε εμεί. Καλό ταξίδι, να περάσει καλά. Mm. Είναι αμφίδρομο. Σε ευχαριστούμε πάρα σε πολύ. Ευγνώμων. Mm. Να είσαι καλά, για χαρά. Καλά απόγευμα. Για χαρά από Ελλάδα, γεια. Μια χαρά, θα κάνει το ταξιδάκι του. Επίση το Νάσβιλ είναι φοβερά μουσική πόλη. Με. Νάσβιλ, η το, δεν είναι στο Μέμφυ πλέον η το Μουσικό Κέντρο, είναι στο Νάσβιλ. Η, η Δημητούλα που έξω, έχει κάνει όλο αυτό το ταξίδι από τον Λίκονο ο δικός στο... στην Αολεάνη. Εγώ δεν έχω πάει, πήγανε μονάχιες στα ε. Σταμάτη, να μας βάλεις μουσική και να έρθουμε σε λίγο πάλι με άλλες κουβέντες, καινούριε. Ε, να το <Το> γιατί, κυρία, ε, ε, ωραία η παρέα Αλλά τώρα θα τους διώξουμε Αφού όμως Τους ρωτήσουμε πρώτα Ινδάλματα Επιρροές έχετε <σκυρια> Είχατε ποτέ Ή γεννηθήκατε χωρίς ο επιρροές Ο ένας τον Καζατζήτη και ο άλλος τον ε, Μητροπάν Τάκη Τον Μητροπάν όχι <σκυρια> Η σειρά σου λοιπόν <σκυρια> επιρροές Ινδάλματα <σκυρια> ε, ε, ε, ε, Αγαπημένους από αυτό το αντικείμενο με το παιδί, οποίο δουλεύεις. είμαι παιδί του ροκ, ξεκίνησα με την κιθάρα να την αγαπάω από τη ροκ μουσική. Άρχισα να παίζω νέος για την εποχή εκείνη, 15 συναυλίες μουσικά πρωινά και τέτοια. Ε, άρα οι δάρματα είναι όλο το classic rock ας πούμε. Ε, και το progressive μετά rock ας πούμε. Δεν πήγα στο metal εγώ και το σταμάτησα κάπου. Και καλά έκανε. Και άρχισε η jazz Έχει από τυλό. εκεί και πέρα. Δεν δε δε έπαιξε δε δε δε Και η εμπορική jazz <laughs> και... <laughs> <Εσιά> ναι, ναι, δεν πειράζει ο καθένας όπως το πηγαίνει και είναι τόσο η παλιά τζάσκι σκηνή ας πούμε η κλασική jazz, θα η εσύ, ο Τζάνκο που τον ανακάλυψα πολύ πριν τη μόδα λόγω Γαλλίας που πήγα στο Παρίσι <trovYouLex> <overall> <właściwie> Ναι, ενώ αυτό το, το μανό που είναι τώρα εμπορικό, α <συμίως> πούμε. εδώ για... Ναι, ναι ήταν το αγάπησα από τι αρχέ του, δηλαδή πριν γίνει η μόδα. Πώ να σου το πω. <συμίως> και με <μήχε> έχει επηρεάσει <συμίως> γενικά αυτή η ευρωπαϊκή σχολή και η ECM με έχει επηρεάσει πολύ. Γιώργο. Από του. Από του με την εταιρεία αυτή ποιο αρέσει, Πολλά, πολλά. Δηλαδή Ο Ρίπταλ αρέσει. Μ' αρέσει και ο Ρίπταλ τα παλιά. Συμφωνώ ναι, πολύ ναι, ναι, ναι, σε Το The Waves αυτός, ναι, πολύ, ναι, Ήταν καταπληκτικά, καταπληκτικά το, αυτά, το, το, και, ο Γαρμπάρ, και ο Γκάρμπαρκ Με αρέσει πολύ γνώρισα τον Τρίλοκ μετά από αυτά Τον είδα ναι. και τώρα, το καλοκαίρι στο ηρώδιο Με τον Γκάρμπαρκ Γιώργο εσύ Πολλά μου ρε και εγώ Απλώς, τώρα το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα Πάρα πολλά <laughs> εμπειριασμός, <laughs> λίγο, μάμα, ο, ο εμπειριασμός μάκριά. νομίζω ότι είναι από αυτούς που έχεις γύρω σου. Σαφέστατα ακούσαμε δίσκους και εγώ άκουσα τον Black Sabbath και δεν να παίξω με τους άλλους. Μα αυτό, <laughs> <που laughs> <επιλέπει, laughs> <επιλέπει, laughs> αυτό που επηρεάζομαι με αυτού που βλέπω γύρω μου. Που είναι η άμεση επαφή και είναι η η επαφή σε αυτό που βλέπω, δηλαδή ο Τάκης είναι ένας άμεσος επηρεάσμος Α, οι συνεργάτες, σε, οι άνθρωποι σε, με τους οποίους ζυμώνεσαι κάνουμε και εκεί είμαστε γύρω γύρω που βλέπω ναι. τους μικρούς που βλέπω ναι. το μακόι δεν θα τον δω ποτέ, αν και τον έχω δει πόσες φορές και του έχω μιλήσει και όλα αυτά αλλά τους ναι. ανθρώπους που θέλω να μελετήσω και να εξελιχθώ οκ okay. Είναι αλλά αυτοί γιώργο, που είναι γύρω μου. Ναι, αλλά Κακέντε, Γιώργο, η, τόσο πολύ που έχει αγαπήσει τόσους δίσκους, Είναι σαν να είναι και αυτή, σου, ναι, η αυτοί η φίλοι σου οι Αυτό δεν το υπότιμο καθόλου και είναι το δικό μου. Α, και ξέρει τώρα ότι ναι. στην Κέρκυρα τα δυο και τσιριγάκι στον πιανίστα από το Σάντες, στο Χάπτων Χόουσ βγαίνουν ναι, ναι. τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι με αυτό που επηρεάζουμε και παίρνω το τέτοιο, είναι που βλέπω γύρω μου. Το σκεφτόμουν και με που και γιατί Λοιπόν. Ακριβώ και ακόμα επηρεάζει μα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Mm. Ε, δεν μπορεί να γίνει και αλλιώ. Εντάξει. Ναι. Ναι, Ακριβώ, προτείνω κάτι καινούριο. Ακριβώ. Και βλέπει ε, ακόμα και ένα το... παλιό όπω τον τάκιο. Τα βγάζει το καινούριο δίσκη. Βλέπει, δεν έπαιγαι το Βαμπέρι, έχουν κάνει το δικό του και βγάζει. Και, το πιο, τί... και ωραίο, σου δίνει πεις, ένα με. και λες, ρε, παιδί, μου και εγώ να πιστέψω στο δικό μου. Που, δεν, που, ναι, που ναι, είναι άσκειτο και βλέπει στο ένα που είναι δίπλα σου. Έχουμε αυτό, δηλαδή πρέπει λίγο να. Στην Ελλάδα αυτό είναι το δύσκολο νομίζω να. Αυτό ενθαρρυνθούμε ναι, Είναι και φοβερό ακριβώς. αυτό το πράγμα Μήπως έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό που ενδεχομένως Να Επάτε, είναι αλλά, Ανάμεσα δεν ε, νάει, ε. Είναι. Και δεν είναι ανταγωνισμός του τζαμαρίσματος Με την καλλιέργεια. Τώρα αλλά, νομίζω είναι, και στην ηλικία που είμαστε το έχουμε ξεπεράσει Αυτό δεν νομίζω υπάρχει... Μην Όχι πάνω, ότι... αλλά νομίζω πλέον ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος δηλαδή Και μόνο ότι μπορώ και ακουμπάω το πιάνο και την <ΣΟ>... έβγαλα μέχρι τώρα, είμαι πολύ ευτυχή. Εσύ μείνει. Γενναι, πραγματικά. Και... δεν δε δε το λέω δεν το λέω. Ούτε το λέω από θέμα ηλικιακά. Το, το λέω άλλα... από θέμα που... <σχεσίλαι> αυτό που έχει ξεκινήσει και πώ <σχεσίλαι> έχει αλλάξει. Που δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Και πάλι κάνουμε το ίδιο και πάλι τότε τι. Είχα πει σε μια άλλη, άλλη συνέντευξη ναι. ότι εγώ με τον Γιώργο και τον Πατερέλη, και αυτό είμαστε στην ουσία η πρώτη γενιά που ζήσαμε από αυτό χοντρικά. Ναι. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό που σου λέω. Η προηγούμενη γενιά από εμά αναγκάστηκε να δουλεύουν και σε άλλε δουλειέ. Πώ να στο πονά, το πω, Να παίζουν όλα Το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή, εμεί με τον Γιώργο χοντρικά το κρατήσαμε το εκεί. Κρατήσαμε γενιά. Ζήσαμε από αυτό, όχι πλούσια, yeah. αλλά yeah. από αυτό. Το ξέρω και πραγματικά υπάρχουν πολύ καλοί μουσικοί οι οποίοι προέρχονται από την τζαζί από τη ροκ που παίζουν σε τέτοια μαγαζιά α πούμε. Για... Ναι ναι Και Τον... μακάρι δηλαδή και η νέα γενιά αυτή να, να... να τα καταφέρει η γενούργια γενιά αυτή να Τώρα ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί Και με αυτό που βλέπει Ακριβώς. Και με αυτό που βλέπει στη ζωή του Και με αυτό που βλέπει κάνει τα κομμάτια του και μετά και από 100 και το χρόνια. Balance, και εκεί είναι αυτό. Μετά από 100 χρόνια θα μου πιάει το δεν μου Αλλά θα πάρει το μου έκανε αυτό. εδώ να, κανένας, σφίλου, χάρα, σφίλου, εδώ να σε έναν επόμενο Ξέρετε, ραδιομαραθώνιο. Και περνάμε όλοι μέσα από τη μουσική. Η μουσική υπήρχε πολύ πριν από εμά, θα υπάρχει πολύ μετά από μας Ακριβώ. Εμεί περνάμε μέσα από αυτή. Προφανώ. Από 100 χρόνια η κυρία μου, μια και το θέτει έτσι. Ποιο ξέρει. Τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή που μα χαρίσατε σήμερα, εδώ, στο εμείς, σπίτι μα, το μεταδεύτερο θα τη θυμόμαστε για πάρα πάρα πολύ καιρό. Καλή αντάμωση γιατί θα ανταμώσουμε σύντομα. Θα ανταμώσουμε. Είτε σε μια σκηνή που, είτε σε μια... Που, που αντάμωσα και τον Παρμπέρι. Είπα το ότι θα, θα σα βάλω μαζί. Καλά, είναι ευγνώμη. μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά. Είμαι ευγνώμων για αυτό που έζησα μαζί σα. Μακάρι να είχαμε άλλε τόσε ώρε, Ραδιομαραθώνιο Θα το κανονίζουμε. Ποιο είναι μετά, θα το κάνουμε. Είναι ο κύριος Χρυστοφή από το Τζαζέ. Που έχει κάνει το Τζαζέ, ένα από του χώρου που νομίζω ότι είναι από του καλύτερου για να παίξει τώρα για να κάνει αυτό. Μια χαρά. Οπότε, καλή εντάμωση. Ευχαριστούμε για την ήταν μια μαγεία. Ωραία. Μια μαγεία. Ευγνώμων. Να είστε καλά. Μεζόμαστε λοιπόν για του επόμενου καλεσμένου που είναι αρκετή έξω. Ε, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μία σε έναν κανεί το οποίο μα έφυγε. Μασέφυγε τι προηγούμενε μέρε το μαχημάτι. Κάτι πολύ παλιό του. Ε... Ξενπλικό, ακούμε Αχμάτσαμάλ, από το χάπι μου. Το ξέρουμε Είμαστε στο μεταδεύτερο Είμαστε στο ραδιομαραθώνιο τζάζ Εδώ στο φιλόξενο music corner Και αν νομίζετε ότι θα έχουμε κουραστεί Κάνετε λάθος Είναι πέντε παρατέταρτο Και είναι σαν να ξεκινάμε τώρα Οπότε ε, είμαστε εδώ λοιπόν με ένα... Χαράς το κουράγιο σου Και το δικό σου Γιατί βγάζεις απ' έξω τον εαυτό σου ε, Είμαστε εδώ λοιπόν γιατί Άλλο χώρο ξέρουμε, ξέρουμε το jazzet, όπω το ξέρετε κι εσεί, και, και πολλέ φορέ μπορεί να το έχετε επισκεφτεί μια σκηνή, μια μουσική σκηνή, γενικά και ειδικά για την jazz μουσική. Άλλωστε, το φανερώνει το όνομά του και είναι κοντά μου, λοιπόν, ο Λευτέρη Χριστοφής που έχει δημιουργήσει το jazzet. Καλώ ήρθε, λοιπόν, Λευτέρη, εδώ στο σπίτι μα, στο Μεταδέστερο, στο Πώς μας βλέπεις σε καλή κατάσταση Καλησπέρα και σε εσά και στους ακροατέ μας Είμαστε από τις 10 εδώ Πολύ ωραία ε, Είναι μια ευκαιρία Πραγματικά είναι μια ε, εξαιρετική ιδέα Και είναι μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί όλη η jazz κοινή. Δεν τους, έχουμε μαζέψει, ναι, δεν τους έχουμε μαζέψει όλους σιγά σιγά στον επόμενο ραδιομαραθώνιο Νομίζω ότι, έχουμε, ναι, ότι ε, έχουν έρθει σπουδαίτερη μουσική ναι, έχουν έρθει Αυτοί οι άνθρωποι που, που έχουν χαράξει Αγαπημένοι και φίλοι Και είσαι και εσύ, και εσύ, εσύ δρόμο, λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα Και mm -hmm. το χώρο τον ξέρουμε Εσένα mm. όμως θέλουμε να μάθουμε περισσότερα <laughs> για ξέρω. σένα <laughs> Μ ε, αυτό. Κοίταξε όχι, εγώ ξέρω τι είναι ο Λευθέρης Χριστοφής Αλλά δεν έχει σημασία να ξέρω εγώ και εσύ Θα πρέπει να ακούσουν και οι ακροατές Και να πάρουμε λίγο α, α, από όλα αυτά που έχει κάνει ο Λευθέρης Ο λευτέρη είναι μουσικός ε, δεν είναι κυθαρίστα και δεν είναι ναι. ο ιδιοκτήτης του Τζαζέτ. Αν και θα μιλήσουμε και για αυτό το χώρο, γιατί για μένα έχει σημασία ο τόπο στον οποίο μπορεί να συμβαίνει ε, όλο αυτό που ονομάζουμε Τζαμάρισμα, που συμβαίνουν ε, οι εκδηλώσει τη Τζαζέτ. Έχει με το Τζαμάρισμα απόψε. Ε, Πώ να το πω αλλιώ, Τι να το πω, Ταξίμι, Τζαμάρισμα λέγεται. Ναι. Στο, νο, στον επόμενο ραδιομαραθώνιο. Μακάρι να ουδέτικο. συνέβαινε το Τζαμάρισμα, ε, λέω εγώ, καταλαβαίνετε. Κοίταξε, εγώ στο Τζαζέτ έχω πετύχει ε, ομάδα. <coughs> Που, α, με τον τρόπο της Τζαμάρι. Θα μιλήσουμε όμως τώρα για το λεφτέρι <χα> Και ο Λευτέρης θα μας πει λίγο Τι κάνει αυτό το καιρό Και τι κάνει ο ίδιος σε σχέση με την jazz μουσική Με τις μουσικές του ανησυχίες Και πάμε ε, αυ, Ακριβώς αυτό το τη χρονιά ε, Έχουμε δημιουργήσει ένα βίντεο κλιπ Για να μπω έτσι κατευθείαν λίγο στο θέμα έτσι, έχουμε δημιουργήσει ένα βίντεο κλιπ που λαμβάνουν καλλιτέχνες από τέσσερις χώρες. Έτσι, από τη Νέα Υόρκη της Αμερικής, από τη, ε, ο Τσάρς Λέιν και η Νάντσι Κουέν, ε, σκηνοθέτης, κινηματογραφιστές, animators. Ε, από τη Γαλλία είναι ο Ντομνίκ Ντιπιάζα που παίζει μπάσο στο, ε, στο μουσικό θέμα του βίντεο κλιπ. Ε, από τη Γερμανία υπάρχει η Άννα Λέιν η οποία χορεύει για το βίντεο κλιπ μια καταπληκτική κουπέλα μέσα, μέσα στη σχολή, η μεγαλύτερη σχολή, η μεγαλύτερη σχολή του Κόρνου στο μανχάιν της Γερμανίας για το μοντέρνο χώρο ε, και από την Ελλάδα φυσικά εγώ που έχω, έχω χτίσει όλη την ιδέα και τη μουσική της ιδέας αυτά. Ένα αντιπολεμικό βίντεο το οποίο δεν δείχνει ούτε στιγμές πολέμου ούτε στιγμές φρίκης. Δείχνει όμως τα νιάτα την μητρότητα, τη γυναίκα, έτσι, που είναι το πλέον μεγάλο θύμα ενός πολέμου. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αυτή είναι που μαζεύει ό,τι έχει τα συντρίμια του σπιτιού της ε, κυδεύει τα παιδιά τη, ε, ε, ψάχνει να βρει τον άντρα που χάθηκε και ε, νομίζω ότι είναι το μεγάλο θύμα του πολέμου. Αυτό ε, το ντύνεται με μουσική. Ναι, βέβαια. Βέβαια αυτό είναι πάνω, είναι χτισμένο πάνω σε, στη μουσική Επάνω, και ε, θα ήθελα έτσι να, να μην πω πάρα πολλά λόγια απλά είναι ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ δυνατό κλιπ που έχουμε κάνει ε, υψώνοντας μία φωνή ότι ε, είμαστε στο 2022-2023 έτσι πρέπει να βρισκούμε άλλες λύσεις πέραν της καταστροφής. Ναι βέβαια, σαφώς. Μίλησε μας λίγο όμως για την επένδυση τη μουσικής σε αυτό το εγχείρημα που έχεις ξεκινήσει να κάνεις. Η επένδυση της μουσικής είναι ένα θέμα το οποίο εμείς, ε, δηλαδή ξεγελάμε λίγο τους ακρατέ. Λέγεται hidden words, κρυμμένες λέξεις, ε, δηλαδή με, με την εικόνα αυτή της ανα ε, Τζάρς Lane ε, ε, με την ε, ε, μουσική η οποία ε, παρακινεί στο ρυθμό των να κρατεί, ε, απαγγέλουμε, μιλάμε, απαγγέλουμε στίχους της ε, ε, Nancy Cohen ε, και μιλάμε και λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εγώ θα προτείνω να ακούσουμε το κλειπάκι που το έχουμε Ας ακούσουμε, στο ακούσουμε λοιπόν μας. και ξαναγυρνάμε πάλι εδώ στο μεταδεύτερο. Make a big circle Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ραδιο Μαραθώνιο Jazz Στο Μεταδεύτερο στο Music Corner Μαζί μας είναι ο Λευτέρης Χριστοφής Χρυστοφή. Χριστωφής Λευτέρη Είσαι κιθαρίστας Πώς η κιθάρα αυτή Που με αυτήν δημιουργεί, Με αυτήν αισθάνεσαι Με αυτήν πορεύεσαι Μπαίνει για πρώτη φορά Στον κόσμο της μουσικής της Jazz <laughs> Πώς γίνεται αυτή η γνωριμία yeah. Πώς γίνεται αυτή An -an η Αν μου επιτρέπετε έτσι Να ναι, ναι, ναι, πω πούμε να ζητήσω την, την επιοίκειά των ακροατών αν θεωρούν ότι αυτό δεν είναι στο χωροτήτρας, το θέμα που παίξαμε μόλις, αλλά ο σκοπός μου είναι ιερό. Και ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την αναμετάδοση και να πούμε ότι το βίντεο θα βγει πολύ σύντομα και θέλουμε να έχει όσα περισσότερα like γίνεται. Είναι μια φωνή που αφορά όλου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και έτσι είναι όπω το λε. Πάμε λοιπόν mm. τώρα να δούμε, γιατί όπω είπα και πριν, είσαι κυθαρίστα. Θέλω να μου εξηγήσει ποιο είναι αυτό ο πρώτο ήχο, Ποια είναι αυτή η αφορμή που σε οδηγεί να αρχίσει να αυτοσχεδιάζεις και να δημιουργεί με την κιθάρα στον κόσμο τη jazz. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα δεν διαχωρίζονται στον κόσμο τη jazz ή σε οποιοδήποτε άλλο είδο μουσική. Η μουσική είναι μία. Για μας. Η μουσική είναι μία, ναι, απλώς η ταυτότητα Αλλάζει παρόλα αυτά γιατί η γλώσσα έκφρασης και ναι, επικοινωνίας ναι, Πολύ είναι ωραία, διαφορική. πολύ ωραία Η κιθάρα για μένα έτσι, είναι η πρώτη μου μητρική γλώσσα θα έλεγα ναι. έτσι, Γιατί δεν θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου Χωρίς μια ναι απλως η ταυτοτητα αλλαζει παρολα αυτα γιατι η γλωσσα εκφρασης και επικοινωνία. πολυ ωραια πολυ ωραια η κιθαρα για μενα ειναι η πρωτη μου μητρικη γλωσσα θα ελεγα γιατι δεν θυμαμαι εγω τον εαυτο μου χωρί μια κιθαρα στα χέρια μου Και ο αυτοσχεδιασμός ήταν ο τρόπος έτσι, Να παράγω ήχο από ένα όργανο Το οποίο μπορεί να ήταν και όλε τις αρχές Να μην ήταν η, κι, η κιθάρα που... Ε, μια καλή κιθάρα φτιάγμα και, και, και τα λοιπά Η κιθάρα που είχα στα χέρια μου Έτσι. Άρα για μένα είναι τρόπος ζωής Είναι ο τρόπος Της σκέψης μου Είναι ο τρόπος στο, στο, στο οποίο ε, ε, ε, ε, Εκδηλώνονται Τα, τα συναισθήματά μου Έτσι. Είναι ο τρόπος Που μάλλον θα έλεγα Το αποκούμπι μου Στις ωραίες στιγμές Αλλά και στις δύσκολε. Δηλαδή έχει λειτουργήσει και σε πολύ δύσκολες στιγμές Ως ε, να πω ο χώρος, ο προσωπικός μου Που μπαίνω εκεί και καθαρίζει η ψυχή μου ναι, αυτή, ναι. Είναι, αυτή είναι η έννοια της κιθάρας τρόπος ζωής, για μένα λοιπόν. Είναι τρόπος ζωής. τρόπος ζωής Τώρα τα μουσικά είδη τα συναντάει κάποιος στην πορεία Περάσαμε από όλα τα στάδια αλλά πάντα υπήρχε κάτι το οποίο ήταν προσωπικά δικό μου, ήταν ο δικός μου ο τρόπος. Είναι ο αυτοσχεδιασμός λοιπόν αυτός ο δικός σου τρόπο. τρόπος. Ναι, είναι ο τρόπος είναι. που εκφράζεις, εκ, εκφράζεις ε, τα βαθιά σου συν, συναισθήματα μέσα, μέσα από αυτό το όργανο. Γι' αυτό εγώ και στη σχολή μου... Ε, στους μαθητές μου να μην το πω σχολή Έτσι, Εκείνο που λέω είναι ότι ε, θέλω να μάθουν πώς λειτουργεί η μουσική μέσα από, μέσα από το όργανο Όχι να μάθουμε το όργανο για να παίξουμε μουσική Έχει μεγάλη διαφορά ναι. Έχει πραγματικά μεγάλη διαφορά Μίλησε μας λίγο ε, κρατώντας τα χέρια σου λοιπόν την κιθάρα σου Και έχοντας όλα αυτά τα εργαλεία, τις παραλλαγέ, τους αυτοσχεδιασμούς, τις μουσικές φόρμες Όλα αυτά λοιπόν πώς δημιουργούν μια ταυτότητα, μια μουσική ταυτότητα στον κόσμο της jazz -μουσικής. Να δούμε ε, πώς δηλαδή αυτό το πράγμα γεννιέται μέσα από τη δική σου διάθεση για επικοινωνία και έκφραση. Το είπατε ακριβώς δώσετε, να την απάντηση. Δηλαδή η επικοινωνία, η ανάγκη της επικοινωνίας και, την έκφραση, και της έκφρασης σε φέρνει στο stage στο οποίο εγώ βρίσκομαι εδώ και 40 χρόνια, με δικές μου ναι, μουσικές, ναι, με δικές μου ναι, μουσικές, ναι, ναι. έτσι. Ο χώρος της jazz τον συνάντησε στο δρόμο μου και μου έδωσε πολλά πράγματα, με οδήγησε στο εξωτερικό, με οδήγησε στο εξωτερικό, η ανάγκη να βρω και άλλους μουσικούς, έτσι, σε μια δεκαετία του 80, αρχές 80, που δεν υπήρχε απολύτως τίποτα εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ε, το πρώτο ταξίδι με, με, με πήγε σε 7 χώρε με μια κιθάρα στα χέρια μου, το 83. Έτσι, ε, δημιουργήσαμε μια μπάντα η οποία έπαιζε Jazz Fusion τότε το 82. Mm. Που σώζονται ηχογραφίες ιστορές και δεν μπορούσαμε να βρούμε εταιρείε να παράγουμε το μα Γιατί εγώ τουλάχιστον προεχόμουν και οι φίλοι μου από πολύ φτωχέ οικογένειε. Έτσι και είχαμε δημιουργήσει το Fusion Era τότε Ένα CD που θέλαμε να βγάλουμε τότε ένα CD, ένα δίσκο Ήταν βινήλιο τότε, δεν ήταν Και προσπαθούσαμε να το βγάλουμε Αλλά οι, οι αδιαφορούσαν οι, οι εταιρίες οι ελληνικές Να βγάλουν να παράγουν κάτι τέτοιο Και εμείς δεν ξέραμε ε, τους τρόπους να το ναι, πω έτσι ναι. Ούτε είχαμε την, την οικονομική δυνατότητα ναι, τότε μετά. Δεν υπήρχε Όταν δούλευε ο ένας στα ναι. ναυπηγεία Ο άλλος δούλευε ε, Προφανώς, στο λιμάνι ναι, και... ναι, ναι, ναι. Δεν το jazz α... λοιπόν είναι ένα χώρο, τον έχω ζήσει, τον έχω δει, έρθει έχ... mm -hmm. και έχω δει δουλειά εκεί ε, αρκετέ φορέ. Είναι ένα χώρο λοιπόν που γεννιέται από ποια ανάγκη. Είναι ένα χώρο καταρχήν σκηνή που συμβαίνουν διάφορα μουσικά πράγματα, διάφορα μουσικά δρόμενα. Δεν έχει απόλυτα σχέση με την jazz μουσική. Όχι, όχι, όχι. Είναι αφιερωμένο στην jazz ελληνική σκηνή καθαρά από το 18 που λειτουργεί. Mm -hmm. Και αυτό ήταν Δηλαδή η jazz δεν είναι η μουσική τη Δευτέρα και τη Τρίτη θέλουμε να παίζεται Παρασκευή και Σάββατο που δεν δουλεύει ο κόσμος και μπορεί να έρθει να την ακούσει Ναι. που είναι εύκολο. Βέβαια παρόλα αυτά εγώ την τελευταία φορά που ήρθα mm. δεν άκουσα τζάζ, άκουσα ένα εξαιρετικό μια εξαιρετική μουσική είναι οι Δευτέρες που έχουμε δώσει την ευκαιρία στον οίκο στο του Χατζηλελευθεριού ναι. να διοργανώνει βραδιές κλασική μουσική. Ώστε να, λοιπόν να, να δούμε... στεγάζει μουσικού που δεν μπορούν να μπουν στου μεγάλου χώρου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να παρουσιάσουν αυτό που κάνω. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώ γεννιέται το τζαζέ και ποιο είναι ο στόχο του. Αν και τον είπε, αλλά θα τον απλώσει λίγο, ναι, ναι, ναι. φαντάζομαι. Ποιο είναι ο στόχο ναι. και ποια είναι και η ανάγκη που σε κάνει να δημιουργήσει το τζαζ Πρέπει να, να τρέξω λίγο πιο πίσω. Έτσι, ενώ είμαι στην Αγγλία το 1998 δέχομαι μια πρόταση από τον τότε δήμαρχο του Χαϊδαρίου να δημιουργήσω κάτι να είναι συνεργασία, να κάνουμε κάτι που αφορά τους νέους μουσικούς. Το πετύχαμε. Το 2000 ξεκινάει η αίθουσα μουσικής. Στην αίθουσα μουσικής έτσι, αρχίζουμε εγώ τουλάχιστον να δίνω έτσι, κατευθύνσεις και πληροφορία για τα μουσικά είδη που μπορεί να βρει ένας Νέο μουσικό και ίσω να του τραβήξουν το, το ενδιαφέρον και να ασχοληθεί μαζί του. Όπω είναι, δηλαδή, υπήρξαν παιδιά όπω είναι ο Μπίλι Πόντο, ο Βασίλη, ο, ο Ποδαρά, ο Ντράμερ, ο Κώστα, ο Πατσιώτη που ήταν σήμερα, ναι, ή ο ναι, Γιώργο, ναι. ο αδερφό του. Έτσι, τα παιδιά, 13-4 χρονών τότε, ναι. έτσι, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουν. Το ροκ, το απλό που ξέρουμε όλοι. Έτσι. και πως άλλα παιδιά που πιστεύουν τώρα ως μουσική Μάλιστα. άρα το έργο έχει ξεκινήσει από πολύ πολύ παλιά το 18 όμως έτσι, ελευθερώνεται ένα χώρος μια αποθήκη δίπλα ακριβώς στην αίθουσα μουσικής στο, ε, και αμέσως ενώ μας προτείνει ο ιδιοκτήτης πάρτε το κάντε το ό,τι θέλετε για μα μας ξέρει 18 χρόνια εκεί πέρα έτσι Αμέσως η πρώτη μας σκέψη είναι να δημιουργήσουμε μια jazz σκηνή Τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία Το 2018 δεν υπάρχει καμία jazz σκηνή πραγματική δημιουργείται λοιπόν το jazz Στην Αθήνα yeah. Και δημιουργείται το jazz και στεγάζει όλους τους Έλληνες μουσικούς που έχουν να, να παρουσιάσουν κάποια δουλειά Κάτι Oh, από yeah, τον yeah. Γιώργο τον Κοντράφου, τον Δάκη τον Μπαρμπέρι, τον Δάκη τον Μπατερέλη. Όλοι, όλοι, όλοι καινούργοι και παλιοί βρεθήκανε στη, jazz, ε, στη σκηνή του Τζαζέτ Καφέ. Ένα χώρο λοιπόν ναι. που αγκαλιάζει και τα μουσική παιδιά. Και τα νέα παιδιά. Και παλιού καινούριου φυσικά. Ναι. Και αγκαλιάζει την τζαζ μουσική. Τάσο, έχουμε. Ναι, μουσική. βάζουμε κάτι και πρέπει ναι, να το. Ε, μισό λεπτό, ήδη έχω βάλει. Τι δικός που έχει διαλέξει εσύ Αυτό είναι μια ηχογράφηση του, του 1993 είναι στην Αγγλία Είναι ο πήγας Έτσι Ένα κομμάτι που έσπαγε Καρδιές Δηλαδή έκανε λένε, έβαζε φωτιά Στη στέγη των χώρων που παίζαμε Αφιερώμενο στο, όσο... Στον τράμερ μου που ζει πλέον Τον Γκρις ε, και, πρέπει, και πρέπει να κόψουμε λιγάκι γιατί έχουμε και του και βεβαίως. και δεν έχουμε χρόνο πλέον Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως Λοιπόν, ακούμε το κομμάτι και είμαστε πάλι εδώ στο μεταδεύτερο να... Μια τελευταία κουβέντα με τον ελευταίρη Χριστωφή να πούμε Λευτέρη Χρυστοφή, λοιπόν, ήταν εδώ μαζί μα στο ραδιομαραθώνιο Jazz του Μεταδεύτερου, στο Πατάρι του Music Corner. Τζαζέτ, ένα χώρο που τον ξέρουμε και εμεί τον ξέρετε κι εσείς ένα κιθαρίστας που επίση είναι πάρα πολύ γνωστό για τη δράση του εντό και εκτό Ελλάδα. Λευτέρη, μία τελευταία ευχή πριν σε αποχαιρετήσουμε για τον κόσμο και για το χώρο τη Jazz. Για τον κόσμο και για το χώρο τη Jazz. Mm. Ε, τι ευχή να δώσω. Τι ξέρω. Ε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι που ακούω νέα παιδιά ε, που ε, βγάζουν τόσε ώρες δουλειέ τελευταία. Ναι. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για τα παιδιά που θα παίξουν στο. Στο φεστιβάλ της Τεχνόπολης Τελευταία που, που δεν, έχω, υπάρξει, δεν, υπάρξει, δεν, υπάρξει. Έχω, δεν έχω καταφέρει Να παίξω για 22 χρόνια 23. Μάλιστα. Και χαίρομαι πάρα πολύ Γιατί δεν θα περάσουν Την ίδια αγωνία που έχω περάσει Εγώ 22 χρόνια Ένα Έλληνας ο οποίος έχει ένα δίσκο Στη Blue Note Records Και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ Στο φεστιβάλ της Τεχνόπολης ναι. ε, Ακριβώς γι' αυτό θα είπα, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν λίγο τα πράγματα εδώ Πρέπει να δούνε τους καλλιτέχνες ως μία, όχι κοινότητα Αλλά να, να δώσουν μία ευκαιρία να ακουστούν οι νεε απόψεις, οι μουσικές απόψεις όλων των ειδών Να αγκαλιάσουν ναι. τους Έλληνες καλλιτέχνες από που και αν προέρχονται Αυτό, αυτή είναι λοιπόν η ωραίότερη ευχή. ευχή μου, αυτή θα κλείσουμε να είσαι καλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο σπίτι μας στο Μεταδεύτερο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα, θα κλείσετε με το κομμάτι. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα κομμάτι. Το, είναι ο, ο, ο από ]ς το άλμπουμ μου είναι το πρώτο κομμάτι, με το τίτλο «Short Stories». Παίζει, παίζουν Dominique Ντιπιάζα» στο Πάσο, «Τσίκο Φρήμαν» στο σαξόφωνο, «Ζακ Μαρούκ» στο πιβμπράφωνο. Ο Νίκο Τουλιάτος παίζει στα τύμπανα και εγώ στις κιθάρες. Για μία φορά ακόμα σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σε ευχαριστούμε, Και Jazz United, <laughs> αυτό έχω να πω. Καλή από. αντάμωση στο Jazzette. Όχι, άλλες γκρινιές. Έτσι, έτσι, να είσαι καλά. Γεια σου Λευφέρη, ευχαριστούμε ευχαριστώ. πολύ. Είμαστε στον αέρα κυρία μου Είμαστε στον αέρα, έχει πάει 5 και 20 ώρα Είναι σαν να ξεκινάμε τώρα, όπως ήταν στις 10 η ώρα το πρωί Μου το επαναλαμβάνει αυτό και το και λέει το είπα, είπα, Και το επαναλαμβάνω και το πιστεύω Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται κιόλα, από τη φωνή μου και από τον τόνο μου Πρώτα απ' και... όλα γιατί έχουμε έναν τρομερό παίκτη απέναντι <laughs> Απέναντί <laughs> μας, το <στον> καινούριο παίκτη <laughs> μας εδώ οποίος... Έχουμε καινούριο παίκτη. Είναι, ναι, ναι, ναι. είναι το είναι. αρέσει που λέω, καιν τον αδίκησε λίγο η μοίρα, τον έκανε κοντό Ας δεν πειράζει <laughs> Έχουμε λοιπόν εδώ Έναν Έναν τύπο που είναι χημικό-μηχανικό. Τι δουλειά λοιπόν έχει πάλι μ. σε αυτή την παρέα. Εσύ που το θυμήθηκε, μάλλον α, όχι. Α, γιατί α. το έκανε αυτό. Τρύξη, ε, ναι. Η λοιπόν, αλήθεια ναι. είναι ότι για χημικό-μηχανικό πήγαινε, στα συνθέτης και βέβαια, γιατί διδάσκει στο πανεπιστήμιο, είναι ο Δημήτρης Καλώς Καλώς βρίσκω, Δημήτρη ε, η jazz-μουσική κερδίζει καθημερινά από σένα. Είναι χρόνια που σε ξέρω. Τώρα έχουμε, το είπαμε αυτό, ναι. Το είπαμε, το είπαμε. Μέσα από το σε ORF, ε, μέσα από το σύστημα ORF. Κάποτε λοιπόν που έκανα μουσικοκινητική <laughs> αγωγή η ORF, ήρθε ένας τύπος ο είπε ότι εγώ θα σας μάθω πώς τα μουσικοπαιδαγωγικά και πώς αυτή η μέθοδος και η διδασκαλία αυτή του ORF μπορεί να κουμπώσει με την jazz-μουσική. Περάσαμε πέντε μέρες μαζί... Περίπου 4 με 5 ώρες την ημέρα ναι, ναι. δουλέψαμε πάρα πολύ ήταν, με ρυθμικά και μελωδικά κρουστά και πραγματικά ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές που είχα άνοιξε ένα πολύ μεγάλο πεδίο για μένα τόσο που πριν με κάποια δραμίστα που μίλησα, μίλησα με, το, με την Ευαγγελία της Σταύρου mm -hmm. πριν που μιλάγαμε είπαμε ότι θα διοργανώσουμε ένα πριβέ τέτοιο σεμινάριο. Πώς Α, φαίνεται, ε, ε, καλό, Α, ε, μπορείς καλό. να δεμιουργήσεις εδώ, στο, εδώ στον αέρα. <laughs> Ό,τι θέλετε, πάντως η σχέση που έχει ο σχεδιασμός με το σύστημα όρφη είναι σημαντική και επίσης το, το, το, το να μπορεί ένα παιδί να μαθαίνει αυτή την έννοια του αυτοσχεδιασμού το θεώρω πολύ σημαντικό, γιατί αργότερα θα είναι, θα είναι αυτός που θα είναι ο ακροατή μα. Να αναπτύσσουμε μελλοντικού ακράτες Καλά, και το λέω τώρα πολύ έτσι εφελημιστικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ε, θα το ανοίξουν ορίζοντες γενικότερα όταν ένα παιδί μπορεί να αυτοσχεδιάσει πάνω σε κάποιου δεδομένου κανόνε. Δηλαδή η έννοια αυτή. Αν σκεφτεί, όπω λέγαμε και με του προηγούμενους καλεσμένους πόσο ε, η εκπαίδευση μέσα σε πολύ στηλιζαρισμένου χώρου mm. μουσική έχει δημιουργήσει και ένα αποστηρωτικό κλίμα. Ακριβώς, πολύ ναι, ναι. πιεσμένο, ναι. πάρα πολύ στοχευμένο, ναι. όπου ε, αυτό που θέλει να το ακολουθήσει Φυσικά και δεν το ακυρώνει, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Εγώ δηλαδή μετανιώνα ως κλασική μουσικός πώς δεν έζησα σε έναν κόσμο αυτοσχεδιασμού και παραλλαγή σε άλλα μουσικά είδη, νομίζω ότι θα είχα πάρει άλλο μουσικοδρόμο, δεν μετανιώνω, αλλά θα είχα ανοίξει ξέρεις, το πεδίο σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Πες μας λοιπόν τώρα τι γίνεται με σένα mm. ε, και πώς ε, χημικός-μηχανικός γίνεσαι ναι, τάξι, τζαζίστας και σε αφορμήστας ας πούμε παλιές ιστορίες έχουν κοιράσει τώρα ιστορίες. τουλάχιστον χι ψιου μέγα χρόνια δώσμα την αφορμή <laughs> ε, δεν θα ναι, πούμε ναι. Κοίταξε, ποια ε, χρονιά συνέβη ε, ε, ε, αλλά εντάξει. τι αφορμή ε, όταν είσαι σε εκείνη τη νεαρή ηλικία και υπάρχουν και διάφορα θέματα ε, το τι θα κάνει μετά, και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και πολύ υποστήριξη για τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εντάξει, ήμουν και σε, μια σχολε... σε ένα σχολείο, την Ευαγγελική Σχολή, ήμασταν λίγο nerds. Οπότε ναι. εντάξει, θα πηγαίναμε προς τα εκεί. Οπότε λέω: Κάτσε να μπω εκεί πέρα και να συνεχίσω τη ροκιά που έκανα, γιατί παίζα rock Πεζα με του Art of Parties. Οπότε είχα rock New Wave, τέτοια. Είσαι η, πολλο... η πολλωστή περίπτωση ναι, που ξεκινάει ναι. από το ροκ και καταλήγει στην Καταλή, ναι. Ελλάδα. Και κάποια στιγμή αυτό. Μετά από 5-6 χρόνια, κάπω σε εφθάρει όλο αυτό το πράγμα και στα μάτια μου κιόλα, συνειδητοποιήσα αυτή τη μεγάλη δύναμη που είχε jazz. Στο στούντιο ήμουνα και ήρθε κάποιο μουσικός να κάνει ένα overdub σε ένα recording που έκανα. Ε, και και ε, έβλεπε πώ σε, σε, σε, σε σπρώχνανε προ το επουσιώδε στη ροκ, δηλαδή ήθελαν την εμφάνιση, το στυλ, την να πουλήσει μούρι, να λέμε. Ενώ έβλεπε ότι στη jazz, ε, ανεξαρτήτω από όπου και να άρχεσαι και όποιο αν, αν μιλά γλώσσα, έχει κάτι να πει, έχει ένα φόρουμ, αυτό το κατάλλαγμα. Πολύ βαθιά στο πετσί μου τότε. Ήταν κάτι πολύ αληθινό και τότε... ήθελα να το υπηρετήσω. Τα παράτησα όλα. Τελείωσε το Πολυτεχνείο και έφυγα έξω. Έτσι πήγε η ιστορία. Ε, και εδώ συζητούσαμε με πολύ καλού φίλου που είχατε σήμερα εδώ πέρα για όλα αυτά. Γιατί βρήκα φίλου που ήξερα τη δεκαετία του '90 όταν διδάσκα στο ΝΑΚΑ. Τότε πέστρεψα από το Royal Academy και κάναμε ωραία πράγματα τότε. Ήταν πολύ ε, φρέσκια περίοδο, αυτό λέγαμε. Και η Big Band που είχαμε που έπαιζε στο Μέγαρο. Το Big Band. Ε, ε, ε... Είναι ένα πράγμα το οποίο. Ήταν τάξι. το 1993-95 είχα big band. Είναι αρκετά εδώ. προχωρημένο, θα έλεγα. Ναι, κάναμε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μέγαρο. Mm -hmm. Δεκατόσε συναυλίε. Ήρθαμε στην Πάτρα, κάναμε το καρναβάλι, παίξαμε εδώ στο Δήμο. Ήταν απίστευτε mm -hmm. χρονιέ και βγήκαν και πάρα πολλά παιδιά ε, ε, από εκείνη τη χρονιά, από εκείνη τη φουρνιά που έγιναν αρκετά σημαντικοί σολίστε, μουσικοί γνωστοί στο χώρο ήδη δηλαδή. Ήταν και διδάσκαλοι. Οπότε πάμε για δύο γενιέ μετά. Τέλο πάντων, τώρα ε, πέρασα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Εγώ τώρα διδάσκω στο Καποδιστριακό. Ναι. Ε, και διδάσκω στο, ε, στο μεταπτυχιακό επίπεδο, στου Master Students. Κάνουμε ένα course που συνδυάζει jazz και τεχνολογία. Και αυτό γιατί είχα αρχίσει μια συνεργασία με την Αμερική, με την Georgia Tech, που έχουν κάποια ρομπότ που αυτοσχεδιάζουν. Και κάπω μου την βίδωσε λίγο που είδα ότι οι τεχνοκράτε μιλάνε για τη γλώσσα μα χωρί εμά. Μπαίνει δηλαδή ο υπολογιστή και το λογισμικό στη ζωή του jazzista. Καλά, ναι, ναι, μπαίνει. Απλώ εμεί τώρα μιλάμε για μοντέλα αυτοσχεδιασμού, δηλαδή το να μπορέσει μια μηχανή να, να παράξει ένα λόγο, ένα αφήγημα. Μάλιστα. Το οποίο δεν το έκανε, βέβαια, γιατί το να αντιτροφοδοτεί με big data, με πάρα πολλά αρχεία, χωρί κάποια κατεύθυνση, ήταν η μέθοδο που είχαν. Και επίση το ότι. Εγώ θεωρώ σημαντικό ω καλλιτέχνε να είμαστε μέρο αυτού του γίγναστο, όπω βλέπετε γίνεται χαμό πλέον και με τα ναι, ναι, υπόλοιπα. Ναι. Οπότε αυτό ξεκίνησε το 13. Και τον Νοέμβρη του 20, τώρα τον περασμένο Νοέμβρη, παίξαμε στο Μέγαρο, έφερα αυτό το ρομπότ, Σιμών λέγεται, το όνομά τη του, whatever, και ήρθε από το Georgia Tech και έπαιξε με το κουαρτέτο μου και κατάφερε να μάθει να αυτοσχεδιάζει και να παίζει τετράμετρα in real time. Σε ένα κομμάτι, ειδικά το χώρο της Pacifics που είναι στο Λαβρύνθο. Είναι απίστευτο αυτό. Ο οποίο Λαβρύνθος κυκλοφόρησε ξανά φέτος, γιατί ε, πανεκκυκλοφόρησε 20 χρόνια μετά και ε, mm. ε, μαζί με bonus tracks ε, live από το Birkland. Οπότε αξίζει τον κόπο, κάναμε καινούριο mastering και τρία κομμάτια από, από το Λαβύρινθο μέσα, τα έχουμε και στην... Ε θα έχουμε με τη live εκδοχή με Dave Limbman, Ralph Pierceon. Απίθανο. Φτάσω. Έχουμε να ακούσουμε λοιπόν. Ε, Δημήτρη Βασιλάκη. Έχουμε πολλά να ακούσουμε. Και τώρα μην βάλει την Παcify να την ψάξει ο κόσμο, να μπείτε online, να το ακούσετε όλο αυτό, να δείτε και στο YouTube το ρομπότ και γράφτε μου ό,τι θέλετε για σχόλια Ποιο από θέλετε αυτό. Βάλει λοιπόν. ε, το Parallel Lines. Το album Parallel Lines που σχοφέρει με Jeff Ten Watts. με Jeff Ten Watts. Βάλε λίγο Parallel Lines και... Όλα τα έχει οργανώσει να... Όλα τα έχει ε, ικανοποιήσει Και μέχρι <laughs> να το βρεις Έχω εδώ στα χέρια μου ένα βιβλίο έχω. Ε, έχω ένα βιβλίο που δεν το ξέρα Δημήτρη Ότι γράφεις όλας Στις εκδόσεις έτιων λοιπόν Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί με το όνομα ναι. που είναι σαν το δικό σου Δημήτρης Βασιλάκης, <Κι> είσαι εσύ είναι Αλήθεια, ε, εν κινήσει Δεν ναι, σταματάς ναι. ποτέ εν και κινήσι, σε κανένα ναι, ναι. επίπεδο Εντάξει, κοίταξε, μόνο στο meditation αλλά και πάλι ξες, αυτό είναι, είναι το stillness Ευτυχώς, είναι ευτυχώς, κοινήσι, είναι πάλι. ευτυχώς λοιπόν Είναι εν κινήσει εν Και <laughs> διαβάζω <laughs> λοιπόν, έτσι ανοίγοντα τυχαία <laughs> και εσύ απλά ρύς. ή ξαπλά Σήμερα μη με ψάξεις... ...δεν απαντώ σε κλήσεις... ...ούτε σε γραμματοσυρές... ...είμαι από ώρα χαμένος... ...απέχω... ...ούτε πάνω δίνω λόγο... ...ούτε θα με βρουν σίγουρα... ...προς το παρόν... ...θα κρύβομαι κάτω από τα κλινοσκεπάσματα... ...δημήτρης Βασιλάκης... ...εν εκδόσεις αίτιων... ...γιατί δεν είναι μόνο μουσικός... ...δεν είναι δάσκαλος... ...αλλά γράφει ποίηματα... ...θα μιλήσουμε και γι αυτό. Τώρα όμως Ναι, μισό λεπτό. Είμαστε. Και τώρα, είμαστε. Και νόλα, όχι, δεν όλα. Όχι, ε, δεν, είμαστε. Τώρα, πες μας, λοιπόν, δεν είμαστε. λοιπόν. Αφού δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Είμαστε, είμαστε, είμαστε ναι, και γρήγορα. Κοίταξε, αυτή ήταν η πρώτη, η πρώτη συλλογή μου. Ε, Ακολούθησε ο Ανακόντας εκτό Γαβριλίδη. Ε, Δυστυχώ με, μετά ο Σάμι τον χάσαμε κάποια στιγμή. Ήταν πολύ σημαντικό άνθρωπο του χώρου. Και είχε και το χώρο αυτόν, το Poems and Crimes που έκανα πάρα πολλά live. Εκεί έκανα πολλά live με πίεση. Ναι. Πάρα πολλά. Δηλαδή, ε, μαζί με ηθοποιού. Ε, ε, ε, ε, την Παλέν ε, Καμίνσκι, τον Ανδρέα τον Μαντά την Ευδοκία τη Στατήρη. Α, άτομα που είμαστε κοντά και έχουμε, είχαμε τρέξει και ένα θεατρικό παρέα το 2013. Ε, Ήρθαν και υποστηρίζανε αυτό το πράγμα. Μέχρι που φέραμε και κάποιου αλγορίθμους και φοιτητέ από το Πανεπιστήμιο και είχαμε και τεχνητή νοημοσύνη να κάνει live interaction μέσα στου άμοιτο Τόσα μάλλον. χρόνια που έχουμε να ειδωθούμε, έχει τόσο πολύ αλλάξει. Μάλλον είσαι πολυεπίπεδο. Και απλώνεις τόσο ε, αποτελεσματικά και με πολύ. Όχι, όχι, απλώνεις τα μπλοκάμια σου, πάντω. <laughs> <laughs> Ακούγεται <laughs> λίγο spooky, <laughs> αλλά spooky, δεν ναι. είναι. <laughs> το λέω με, το, με την καλή έννοια. Yeah. Ε, και είναι πολύ περίεργο γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα σε κοιτάω, σε ξανακοιτάω, σε παρατηρώ. Ε, ωραία πράγματα λοιπόν έχουν γίνει mm. από τότε που έχουμε να ειδοθούμε mm. και ακόμη ωραιότερα θα γίνουν τώρα. Ελπίζω να έχουμε αυτή τη μουσική. Αγαπημένα, πιάσω. Ε, <Ρι> Α, βάζει τον uh, δέδαλο. Yes. Αυτό είναι λοιπόν. Δεν θέλεις δέδαλο. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτός ο ροδιομαραθώνιος φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ Είμαστε λοιπόν Για πολύ εδώ. Δηλαδή, ο, τι έχω, έχεις πρόβληση να το ξημερώσουμε Ναι, θα το ξημερώσουμε γιατί όχι, Μάλιστα. έχουμε καλή παρέα ναι. ε, Η παρέα μεγαλώνει Και έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που Εγώ πρόσφατα τον γνώρισα Γιατί κατάλαβα Με τη βοήθειά του και με τη μουσική που έχει φτιάξει Πως δύο μουσικά όργανα μόνο Μπορούν να βγάλουν ένα ήχο που μοιάζει σαν να παίζουν 10, 20 και να ανεβαίνει προς τα πάνω Κωνσταντίνος Μητρόπουλος μαζί μας Κωνσταντίνε, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ Καλώς ήρθες λοιπόν και πάλι στο μεταδεύτερο γιατί να πούμε ότι χτες το Instinct, το τελευταίο CD που είναι ο Κωνσταντίνος Ιπέτειος ε, γι' αυτό παρουσιάστηκε στο Music Corner εδώ, στο φιλόξενο Music Corner που μας φιλοξενεί και εμά στον πρωτόροφο ε, Καλώς ήρθες λοιπόν Καλώς σας βήκα. Τι γίνεται, καλά? Όλα καλά, όλα καλά Είσαι ωραία εδώ πολύ. που περιμένεις, Εμεί ευχαριστούμε καλά. που είσαι υπομονετικό. είσαι πάρα πολύ συνεργάσιμος Αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική και τα βιβλία, ε? Ναι Σου έχουμε ένα πολύ καλό βιβλίο εδώ και έναν πολύ καλό σου φίλο, το Δημήτρη το Βασιλάκη που γράφει κιόλα. Θα μας πει λοιπόν θυμή. λεπτομέρειες yeah. και για αυτήν την πλευρά yeah. Είμαστε εδώ γιατί η jazz είναι το αντικείμενό μας Και περνάω σε σένα λοιπόν Κωνσταντίνε Και θέλω πραγματικά να μου πεις Πώς γίνεται drums και κιθάρα Σε ένα CD στο Instinct Να βγάζουν πραγματικά έναν ήχο που σε παραπλανεί Αλήθεια σε παραπλανεί Και νομίζει ότι έχεις να κάνεις με πολλά όργανα Πώς γίνεται αυτό, τι κόλπο έχετε κάνει Μήπως δεν είναι αλήθεια που γράφετε στο CD ότι συμμετέχουν δύο όργανα Ακριβώ. Το κατάλαβα. Ε, Πετε μα λοιπόν. Θα, μου δίνετε το λόγο, θα ήθελα ένα, μια μικρή παράθεση να πω κάτι, γιατί είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά ε, να βρίσκομαι με τον Δημήτρη του Βασιλάκη, ο οποίο ήταν και δάσκαλό μου. Ακριβώ. Πόσε γενιέ έχει μεγαλώσει αυτό το αγόρι. <σθέξε-> <σθέξε> <εμένα> και τον <σθέξε>. αγαπώ πολύ. Ε, ε, είναι πολύ καλή κατάσταση. Όσον αφορά το Ιντ και τη δουλειά αυτή που έχει γίνει με τον Νίκο Καστρίτη Ναι Έγινε χωρίς ε, στην αρχή μια ιδέα, δηλαδή η, η ιδέα μας ήταν απλά να βρεθούμε μαζί λόγω μιας πολύ, μιας, μιας συμπάθειας, μιας σχέσης η οποία ξεκινάει από το, από το κοίταγμα, από το βλέμμα ε, και εκεί ταιριάξαμε με έναν τρόπο και βρεθήκαμε χωρίς να ξέρουμε τι να κάνουμε, με την, μόνο και μόνο με τη χαρά της δημιουργίας ότι για να δούμε, κάτι να παίξουμε, κάτι... Και έτσι αρχίσαμε και βρισκόμασταν και <coughs> στη διάρκεια αυτή και με, με την συναισθηματική σχέση που αποκτήσαμε, που είναι, παίζει πολύ μεγάλο πολύ ρόλο μεγάλο και για ναι, μένα πρέπει. και για τον Νίκο, για, για το χαρακτήρα μας και τον μουσικό το, το μουσικό μας ζώδιο, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. αυτής της σχέσης, ε, δημιουργήθηκε ένας ήχος ε, μέσα από κάποια, κάποια κομμάτια και κάποιε μελωδίες, ταιριάζανε πάρα πολύ με, με, με τον τρόπο μας σαν άνθρωποι. Εγώ πιστεύω, ίσως και ο Νίκος, ε, ότι τελικά ο τρόπος που παίζεις είναι ο τρόπος που είσαι, ο τρόπος που μιλάς, δηλαδή ένας ας πούμε καλλιτέχνη, γιατί ε, σαν εγώ να ό, ό, όταν μιλάω για μένα. Ε, ο λόγος του είναι ίδιος και μόλις, μάλλον είναι ίδιος όλες του, σε όλες τις εκφάνσεις. εκφάνσεις ναι, ναι, ναι. Απλώνεται παντού. Ναι. Ε, εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Αυτή η ματιά μου αρέσει στην καλλιτεχνική προσωπικότητα, ας πούμε. Δηλαδή, ε, μου αρέσει κάποιος που παίζει έτσι, είναι και έτσι, συμπεριφέρεται έτσι, μιλάει έτσι, είναι, είναι μια γενικότερη κατάσταση σαν άνθρωπο σαν... οπότε το τέριασμά μας η παρέα μας έβγαλε αυτόν τον ήχο ε, όσον αφορά έτσι λίγο τα στοιχεία πως έγινε ο ήχος ε, ακολουθήθηκε μια ιδέα ε, η οποία ένα <coughs> κυρίως θέμα δηλαδή εννοείς όχι, όχι, όχι, όχι εννοώ υπάρχει, στην, υπάρχει. Υπάρχει. στην, στην υπάρχει. ιδέα του ήχου υπήρχε ναι. μια, ένα ψάξιμο μια, μια σκέψη πως μπορεί να κουμπίσει με κάτι και να, είναι, να ακουμπάει κάτι σύγχρονο Mm. Όλα αυτά είναι ιδέες φαντασιακές βέβαια ναι, ναι. που γίνονται προβολή όμως από το μυαλό και ίσως κάποιες φορές γίνονται και πραγματικότητα είναι και τρόπο τρόπος για να γίνουν πραγματικότητα ε, λοιπόν. Οπότε υπήρχε εξ αρχή μια, μια ιδέα από μεριάς μου πάρα πολύ ε, πως θα έχουμε έναν ήχο που να μην είναι παλαιότερος άλλης εποχής γιατί ζούμε σήμερα βέβαια είμαστε λίγο μεγάλοι δεν μπορώ να πω ότι ακούω τα πάντα τη σύγχρονη εποχή μπορούσα και να φουγγραζόμουν και, την, και τη μύριζα <χει> τη, τη, τα κάθε πράγματα το, το, το, ότι γίνεται πούμε, σε μια πόλη τι συμβαίνει αλλά ε, επηρεαστήκαμε πολύ εγώ ειδικά από σειρές του Netflix Απλυστευτό Εκεί πίστευω mm. ότι υπήρξε mm. μια μία... <χει> <χει> μία... <χει> <χει> <χει> Όλες οι μεγάλες σειρές ε, ah, εγώ ah. παρατήρησα ότι έχουν έναν ήχο στο mm. Soundtrack και στο θέμα τους το οποίο Φαντασιακά το θεωρώ είναι mm. ένα καινούριο ίσω. Ε, ε, Παντρεύουν ένα ambient. Mm. Ε, mm. Μοιάζει λίγο βόρειο σαν ήχο. Mm. Έχει, έχει αυτές τις ιδέες ας πούμε, που ίσως παλαιότερα ακούγαμε στο Garbage. Nordic ή... Sound. Που ναι, λέμε, αυτό, Nordic το οποίο Sound. βέβαια μέσα με τα χρόνια και αυτά έχει, yeah. έχει μεγαλώσει. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι και εμείς μπορούμε να παράγουμε ένα νότιο Νότιο Nordic, <laughs> Nordic Sound. <Αυτό. laughs> Οπότε υπήρχε μια. Μια αφετηρία. Μια αφετηρία προ το να πάει προ τα εκεί. Μου μουσική είναι έτσι αφηγηματική αρκετά. Ε, Μα ενδιαφέρει πολύ ο απόϊχο. Και εγώ και ο Νίκο μοιάζει με στη μουσική, όχι μόνο το σημείο του παίξήματο ή οι αλλά και το, ο απόϊχό του. Και τι αφήνει ο νότο. Ναι, δηλαδή, mm. μοιάζει πάρα πολύ το μπλέξιμο του απόϊχου. Ναι. Mm. <laughs> mm. Και mm. τη υπόνοια, το θεωρούμε έτσι. Mm. έτσι ένα θέμα τέχνη. Να πάρουμε μια ιδέα. Ναι, ναι, μια να να ναι, ναι, Ή τέλο πάντων να το βάλω. Ναι, αφού, αφού πέζει, δε θέλει του, τη δεν θέλει να μιλάει για τον εαυτό του, βάλει τη μουσική του. Ποιο δεν θέλει να μιλάει. Ο Κωνσταντίνο. Ε, Έχει, τώρα, το αυτό το τι ναι. Καλά τα πήγε Μιλάμε τρόπους του Λέγιν Αλλά τι να κάνουμε Όχι ωραία, μια χαρά Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο Να έρθει ή όχι Αν δεν εδώ με μιας και πεθαίνω συνάμα Αν πάλι έρθεις Χάνομαι Παλεύω με τους δαίμονες Πεθαίνω το ίδιο Και καλύτερα Είχες σκεφτεί Δημητρή Βασιλάκη ποτέ Ότι θα έρχονταν μια στιγμή που Κάτω από τους ήχους του Κωνσταντίνου Μητρόπουλου θα διάβαζα ένα ποιηματικός Και από τα αγαπημένα μου κιόλας Και με είναι πραγματικά λόγους. εξαιρετικό Όχι δείτε oh, εμ... oh, it... και ταιριάζε τέλεια Σε ευχαριστώ Και νομίζω oh, ότι yeah. το <laughs> πάντρε <laughs> <με> <laughs> αυτό mm. Και ταιριάζε και το κούμπο mm. με αυτό mm. Είναι πολύ ωραίο mm. Και έρχομαι τώρα να σου πω κάτι Έχουμε μουσικούς της jazz. Yeah. Πολλούς δεκαετίες ναι, ναι. που περνάνε και αφήνουν ένα στίγμα όπως έλεγα και πριν μιλώντας πάλι σε αυτό το κομμάτι ακούς John Coltrane και ξέρεις είναι John Coltrane, mm -hmm. ακούς Miles Davis το ίδιο θεωρείς ότι ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισες όλα αυτά τα χρόνια με το σαξόφωνο ε, τη μουσική σου έδωσε μια μουσική ταυτότητα που σε κάνει γνώριμο στα αυτιά των άλλων ναι, κοίτα, δεν θα το πω εγώ αυτό ε, το, Κάποιοι Έχεις το λένε την Εγώ αισθάνομαι εσύ? ότι ότι, ε, ότι εκφέρω το λόγο με ένα συγκεκριμένο τρόπο ε, και προσπαθώ και στη διδασκαλία να εμπνεύσω τους μαθητές μου ε, να, να κα... Να του ανοίξω αυτό το δρόμο, δηλαδή γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσει κανείς στη μαύρη τρύπα τη επανάληψη. Δηλαδή να παίζει τόσο καλά ένα συγκεκριμένο ύφος, να παίζει σαν τον να παίζει να παίξει σαν τον να παίξει σαν το μάλλον. Π.χ. Καλά, αυτό είναι δύσκολο, βέβαια, αλλά λέμε. το. Ε, Όχι, να αλλά πω, τσιμπάς, τεχνικά, τσιμπάστη. Τεχνικά, δηλαδή. Ναι, και, ναι. Και, και, γιατί έχω δεί αυτό νέα, jam sessions, να είμαι στο και να και να νομίζω ότι και τι σημαίνει αυτό πιάξεις, τι έχει γίνει η jazz. δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτή τη φλόγα, αυτό το απίστευτο που έκαναν τότε αλλά ε, μην ξεχνάς ότι ήταν πολύ δυνατές δεκαετίες και κοινωνικά τότε δηλαδή όταν ας πούμε ο έκανε το δεύτερο κουαρτέτο, το δεκαετία του 60, είχε κάνει ήδη το Kind of Blue ο κολτρέν είχε κάνει το Giant Steps και πήγαινε στο κουαρτέζο του που έκανε τη Spiritual περίοδο. Οι άνθρωποι αυτοί άνοιγαν τρελού δρόμου και ήταν μοναδικοί, δεν τα είχαν άλλο. Άρα λοιπόν άλλα. βοηθάει και η κοινωνική κατάσταση εκείνη τη στιγμή σε μια. Ναι, μοιάζει πολύ με την κοινωνική κατάσταση τώρα. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που για μένα είναι πολύ σημαντικό που ανήκω στην Candid Records. Ήταν μεγάλη τιμή και ότι ακόμα είμαι εκεί, γιατί ξαναβγεί και ο λαβύρινθο. Και βλέπω ότι τώρα που η Candid έχει πάει στο... είναι στην Αμερική. Ουσιαστικά χτίζει πάνω σε αυτά που έκανε το 1960 η Άμμπι Λίνκον, ο Μαξ Ρότζ, δηλαδή για, για τα θέματα που αφορούν τη μαύρη κοινότητα και τα social issues. Δηλαδή αυτά τα θεωρώ σημαντικά. Και πιστεύω ότι πέραν του ήχου, μάλλον να πω, με τον ήχο, και μια νότα να παίξει είναι ένα πολιτικό statement. Με την έννοια ότι κάνει πραγματική. Ε, και αντίσταση κάνει, αλλά και διδάσκει. Μόνο και μόνο. Που, που κάνει ναι, ένα statement. Ναι, αφήνει μυσικό. λοιπόν κοινωνικοπολιτικά ένα στίγμα θε. ναι, χωρί να πει ναι, κάτι άλλο. Και μπορεί, να να μπορεί αυτό πέρα. να έρχεται και από το παλιό, λέγοντα yeah. από το 1960 πούμε, μέχρι σήμερα, και να έχει και την και ίδια λειτουργικότητα. Και πιο παλιά, και αν πα πιο πίσω, αν πα και στο Λουί Άμστρομ και νόητο, όλη η παράδοσή μα είναι εκεί. Αυτό μαγικό που έχει τζάζ ε, ότι έχει μια φοβερά πλούσια γλώσσα, ε, δεν το βρίσκει αλλού. Και ε, έχει τον αυτοσχεδιασμό, άρα είσαι και ένα storyteller. Ε, δεν το έχει εύκολα σε άλλε μορφέ τέχνη και μπορεί να το κάνει μέχρι να πεθάνει που λέω λόγο. Δεν είναι εύκολο αυτό να το δει, να μπορεί να εκφράζεσαι με αυτό το τόσο δυνατά και να μην έχει να κάνει από που είσαι, ποιος είσαι τι αν έχει ναι, σπουδάσει οτιδήποτε ναι, ναι. και αυτό ήταν και η Jazz Democracy το concept που ε, κάναμε μια παρουσίαση στα έθνη ΕΕ, το κοντεύει τώρα 30 Απριλίου, ήταν 30 Απριλίου του 18 και ήταν ολόκληρο φόρουμ που έγινε εκεί και παρουσίασα την Jazz Δημοκρατία με παίκτες που παίξαμε και μιλήσαμε και, και παρατήρησα ότι η μουσική Πολύ μεγάλη μουσική, τον David Λίμπμαν ή τον Jeff Τέιν Watts ήταν σημαντικό και αυτούς να μιλήσουν, να, να πούνε, να εκφραστούνε μέσω του λόγου, να πούνε πώς, τι είναι αυτό, τι πιστεύουν για αυτό που κάνουν. Ναι, ναι. Είναι... Τι Κωνσταντίνε, Jam Sessions, είπε μια λέξη ο Δημήτρης. Σου λέει κάτι αυτή η λέξη. Σε βάζει να σκεφτεί, δηλαδή... Ποια, α, α, αν υπάρχει μια διαδικασία που θα σε έκανε Να βρεθείς λοιπόν σε μια σκηνή Με πολλούς μουσικούς Και να παίξετε παρέα ε, Είναι μια διαδικασία που θα ήθελες να την κάνεις Την έχεις κάνει Σε φέρνει σε μια κατάσταση Θετικής ανταγωνιστικότητας Ή συναγωνισμού μάλλον Για να είμαι πιο σωστή Τα jam sessions Είναι κάτι ας πούμε Που σε να, να κάνω ένα βήμα πίσω και να απαντήσω, ας πούμε, ότι τι μου φέρνει στο μυαλό, η λέξη jump sessions αυτή η έννοια. Ναι, για πες. Ε, είναι η βάση, είναι η αρχή της jazz ε, όποιος έτσι ρίξει μια ματιά η ίδια βάση η βιβλία και δεν μπορεί να ζήσει την, την εποχή του Louis Armstrong ε, στο ξεκίνημα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο όταν ήταν το ragtime ή αυτής η αυτοί η... Αυτό το είδος μουσικής, πριν εκφραστεί μεσοπολεμικά η περίοδος του Swing, ε, αυτό ήταν το έναυσμα και με, μέσα από εκεί γεννήθηκε η Jazz, παίρνοντας και μια... μια πώς να το πω... Ε, μια ιδέα το πώς πρέπει να είναι. Ξεκινάει ίσως, έχει αφετηρίες από πιο πριν, έρχεται από κάτι πιο πριν, αλλά... Η, Τελειώνοντας η μουσική, ας πούμε, τα επαγγελματικά του παξίματα την περίοδο του τέλους του 20, περισσότερο και του 30, της δεκαετία του 30, ε, μαζεύονταν σε κάποια σπίτια συνήθως. πριν ξεκινήσουν μαγαζιά με jam session. Mm. <laughs> Μαγείρευαν, mm. <laughs> τρώγανε, κάνανε με παρέα και παίζανε αυτά που δεν μπορούσαν να παίξουν, γιατί στην επαγγελματική του σχέση που είχαν με έναν μαέστρο σε μια, σε μια ορχήστρα. Έπρεπε να παίξουν γιατί τότε ήταν ο μαέστρος που ενορχίστρωνε και άρα δείχνει τη δουλειά του. Είχε ένα σολίστα ο οποίος ήταν περιορισμένος. Ξέρετε, θα παίξει τόσο γιατί δεν μπορεί να κάνει εσύ και τα πάντα, γιατί εγώ α, τι θα κάνω μετά εδώ, θα κάνω ότι διευθύνω. Mm. Άρα υπήρξε μια περίοδος που έπρεπε να, να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό που έγινε και κατά τη γνώμη μου είναι θεμελιώδη στοιχείο τη jazz μουσικής και αντίληψη. Ξεκίνησε από αυτά τα jump session μετά από αυτέ τι δουλειέ που οι μουσικοί μπορούσαν πλέον ελεύθερα, μουσική ικανότητα, οι οποίοι ήταν περιορισμένοι στο παίξιμο μια δουλειά. Άρα από εκεί ξεκινάει μια ιδέα η οποία έρχεται έω και στι μέρε μα με του διάφορου τρόπου κτλ. Όσον αφορά το αν είναι ανταγωνιστικό ένα τέτοιο, είναι, είναι περισσότερο ανάλογα στην προσωπικότητα του καθενό. Στο ζώδιο του α πούμε ή στη φύση του. Είναι η δεύτερη δευτερη mm. φορα που μιλά για ζώδιο. Μίλησες την πρώτη φορά για το <laughs> μουσικό ζώδιο και θα το κλέψω αυτό ως ορολογία <laughs> μουσικό ζώδιο, το κρατάω. <laughs> ε, κοίταξε, έτσι όπως ακούω και μιλάς τώρα, σκέφτομαι ότι, ναι, η ερώτηση αυτή ίσως και να μην είχε πολύ νόημα να την κάνω σε σένα, γιατί ίσως από ένα jam session σε ένα δωμάτιο με το σιδηρό ξεκίνησε τελικά μεταξύ σας το instinct και αποδίδεται σε ναι, μας. Δε, δε, για μένα τώρα που τα βλέπω λίγο πιο πολύπλοκά ίσω. Ε, το, το να παίξουμε με τον Νίκο δεν είναι το Jump Session. Jump Session είναι η δυνατότητα, η, η, η χρήση μάλλον, μαζεύονται μουσικοί που μπορούν και μιλάνε μια κοινή γλώσσα. Ναι. Η, η μουσική είναι γλώσσα και... Υπάρχουν πολλές, όπως και μπορούμε να βρίσκουμε αναλογίες με τις γλώσσες, να καταλάβουμε τι είναι η μουσική. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να, βρίσκονται να, σε ένα κοινό σύστημα, Να, έχεις να, δίκιο. να, να το κοιτάξουμε ναι. από τη γλώσσα τι κάνει, πώς προχωράει, τι κάνει, πώς είναι ζωντανή, πώς γίνεται μουσική πώ πώς κλείνει, πώς πεθαίνει, mm. πώς ναι, εξελίσσεται ναι. και να, να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τη μουσική που είναι πιο αφηρημένη, που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Ωστά. Mm -hmm. Άρα... Ψωστά. Η jazz για μένα, επειδή έχω ακούσει και προηγούμενους και, και εδώ είναι ο Δημήτρη, που είναι ιδικός για να μιλήσει, γι' αυτό θα είναι πολύ καλύτερα από μένα, ε, η jazz ε, χρειάζεται, χρειάζεται μερικά στοιχεία γλώσσας, δεν είναι απλά μιλάς, Μία γλώσσα. Πρέπει να ξέρει και τα δικά τα, Η γλώσσα διαμορφώνεται όχι από ένα Γιατί άμα μιλάει ο καθένα τη δικιά του γλώσσα. Δεν από παρένθεση. Κανένα είναι. Ναι, ναι. Από κοινότητε. Mm. Ναι, Εγώ θα έλεγα ότι. Τζάμσασε κοινή... ναι, session δεν υπάρχει περισσότερο, υπάρχει αυτοσχεδιασμό ε, από τι διάφορε. Ναι, όλα, όλα αυτά με. Τώρα, ναι. Το ίδιο εννοούμε με διάφορε λέξεις. Είναι αυτό που είπε πριν ο Κοντραφούρη. Ε, είναι κοινότητα που δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να εστιάσω στη γλώσσα. Στη, στη μουσική γλώσσα mm. προφανώ. Mm. Δηλαδή υπάρχουν πολλές μουσικές που έχουν αυτό, όλες οι μουσικές έχουν αυτό σχεδιασμό mm. ή όλες οι μουσικές ξεκινάνε με έναν αυτό σχεδιασμό, αυτό σχεδιάζει mm. κάτι, μετά το γράφει, το κάνει, το, το απλώνει και όπως θέλει. Και έχουν την κοινότητα επίσης, αλλά και είναι και πολύ ναι. διαφορετική η ολες οι μουσικες ξεκινανε με ένα αυτο σχεδιασμο αυτο σχεδιαζει κατι μετα το γραφει το Αλλά η αλλα ναι. η γλωσσα του να μιλάει στην τζάζ γλώσσα πρέπει να έχει μια επαφή με, mm. με, με, με, με, με την κουλτούρα της, που σημαίνει με τη συνέχεια της. Mm. Η οποία συνέχεια της πιάνει, ας, το, ας πούμε, από το Louis Άμπτρονγκ, ξεκινάει mm. αυτή η υπόθεση και προχωράει, προχωράει, προχωράει, κάνει κάποιες αλλαγές, βάζει άλλα στοιχεία μέσα, αλλάζει. Mm. Δεν είναι η ίδια η jazz της 30. Η jazz ήταν μια μουσική χορευτική και είναι σαν, α, σαν α, μια μουσική της μόδας, είναι μια μουσική για χορό. Είναι. μετά προχωράει σημαντική. σε μια ιδέα η οποία ο μουσικός θέλει να εκφραστεί Σαν, σαν καλλιτέχνη προσωπικά, σαν ε, και τα λοιπά. είναι ναι, η περίοδο τη bebop. Ο, ο, ναι, ναι. ο Parker έσπασε όλη αυτή τη στιγμή. Ακριβώ, εγώ και ζω Είναι εκεί. Ναι. Αυτό που λες τώρα μου δίνει ένα έννομα. Ναι. Υπάρχει συνέντευξη του Πάρκερ την εποχή που παίζονται όλα αυτά έτσι, και του Dizzy Ο Dizzy λοιπόν ήθελε ναι. να φτιάξει μια bebop, big band. Ήθελε λοιπόν να πάει στο μεγάλο κοινό και να φτιάξει μια big band που θα ήταν όμω εντεχνή. Δηλαδή οι παίκτε θα μπορούσαν να σολάρουν, να τα χώσουν και να αυτό. Και ήθελε να τον πάει έτσι, να παίξει μέσα στο σύστημα. Ο Πάρκερ θέλει να το για λύση ολαχτό. Για μικρά κλαπ μόνο. Έ, πέζει. Εκεί που έπαιζε μαλακά, είχε έδινα α πούμε. Όχι, το... ήθελα το... να τον εντοπίσει ω καλλιτέχνη. Δηλαδή ήθελα να, να εξελίξει μια γλώσσα και αυτό γινόταν μόνο στα μικρά κλαπ σε φάση να. που θα μπορούσε να πάρει πολλούς κύκλους από ένα σόλο. Ναι. Και εκεί πέρα εκείνη την εποχή, σε αυτό το γίγνεσθε ήταν και οι beat-peaters, για να έρθουμε στην στη ποιησή και στην λογοτεχνία. ήταν ο Jack Kerouac. Και είχε ένα Jack Kerouac ο οποίο κατέγραφε όλου αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, στον The Road έχει στιγμέ απίστευτης ποιησή που μιλάει για την jazz. Διαβάστε μόνο το, το κείμενο για τον George Siring στο Birdland. Δηλαδή, είναι ένα απίστευτο κείμενο που περιγράφει την ώρα που παίζει το solo. Πώ το γράφει, και να έχει έναν άνθρωπο τέτοιον, φαντάζε τώρα να έρθει σε ένα live δικό μα να γράφει μετά. Είναι αμπελίβατο. Και ο ίδιο ο Kerouac ήθελε α πούμε. Είναι, ε, η φιλοδοξία ήταν να γράψει σαν έναν σαξοφωνίστα από Σολάρινα ήθελε να γράψει σαν έναν σαξοφωνίστα από Σολάρι και μάλιστα έγραψε τον Mexico City Blues που είναι 242 κύκλοι από 12 μέτρο blues αλλά έμετρο ε, γραφή απίθανο και βέβαια το On The Road είναι αν θέλει κάποιος να δει mm. το πιο ποιητικό είμαστε στη στιγμή αυτή που πρέπει το λόγο να πάρει η μουσική Τάσο παρακαλώ Μουσική, μουσική, γιατί, γιατί, γιατί μουσική θα, φέρω, θα φέρω και τρίτον στην παρέα, οπότε θέλω να με καλύψεις, γιατί θα γίνουμε πολύ. Είμαστε φιλόξενο, ραδιόφωνο, είμαστε το μεταδεύτερο της τέχνης του πολιτισμού και της φιλοξενίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, λίγο πιο δυνατά, να ανέβουν λίγο... Ακόμα βασιλάκι. Να ακούμε την Πασιφάι, έτσι, ναι, που ναι, ναι. μαθάμε και το ρομπότ να παίζει την Πασιφάι. Να πούμε τώρα από το original. Εδώ είμαστε λοιπόν στο μεταδεύτερο ε, Τέλουμε να φύγουμε Περνάμε καλά Και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε καλά Σε αυτό το ραδιομαραθώνιο τζάζ Στο ραδιόφωνο στο πατάρι Και προσθέσαμε και ένα ακόμα άτομο Στην παρέα μας Είναι μαζί μας ο Αριονας Γιφτάκης Καλώς Αριονά. Αριώνα Καλώς ήρθες, λοιπόν στο ραδιόφωνο μας Και ο Αριώνας είναι κοντραμπασίστας είναι κοντραμπασίστας και νομίζω ότι Δημήτρη και Κωνσταντίνη σας έχω φέρει το νέο αίμα yeah, yeah, yeah. Και yeah. ε, yeah. ε, yeah. δεν θέλω να το τοποθετήσω ηλικιακά μόνο Αν και αυτό στο ραδιόφωνο δεν φαίνεται αλλά είναι ορατό εδώ μπροστά μου ε, Αλλά νομίζω ότι θα με ενδιαφέρει να ακούσω και από το Δημήτρη και από σένα Κωνσταντίνη Καταρχήν πως βλέπετε αυτό το νέο αίμα που συνεχώς μπαίνει στην τζαζ μουσική και μετά φυσικά θέλω να ακούσω τον Αρίωνα να μου πει πως βιώνει όλο αυτό που μπορεί να το φέρει σε επαφή με παιδιά ε, στην ίδια σκηνή της δικής του ηλικίας αλλά και με ε, μεγαλύτερους όχι μόνο στην ηλικία αλλά και στον όγκο. Το μουσικό ή αλλιώς όπως θα έλεγε ο Κωνσταντίνος σε άλλο, μουσιακό, σε άλλο μουσικό ζώδιο <laughs> όχι μουσιακό σε άλλο μουσικό <laughs> ζώδιο <laughs> <laughs> Με <laughs> έχει εντυπωσιάσει <laughs> αυτή <laughs> η αλλιως οπως θα ελεγε ο κωνσταντινος σε αλλο μουσικο ζωδιο οχι σε αλλο μουσικο ζωδιο με εχει εντυπωσιασει αυτη η φραση θα με κυνηγήσει <laughs> ε, με στοιχιώνει <laughs> Άλλο μουσικό ζώδιο λοιπόν το διορθώνω <laughs> Και Κωνσταντίνε για πες τι βλέπεις από τη νέα γενιά ε... Ζεις καθόλου μαζί τους ζυμώνεσαι Προσπαθώ να παρακολουθώ όσο μπορώ. Αλλά για να μην μιλήσω έτσι γενικά, γιατί δεν, δεν είμαι ο κατάλληλο ή δεν, ξέρω, δεν έχω προετοιμαστεί για αυτό, θα ήθελα να, να πω δύο λόγια για τον Αρίωνα. Ω, oh, είναι εξαιρετικό. Ε, τον οποίο μπορώ να πω ότι τον θαυμάζω. Τον γνώρισες σήμερα. Τον γνώρισες σήμερα από ποδά, τον Τι ξέρω παιχνικά. Τι είναι μεκτικά, point. Τον εδώ ξέρω μέσα από τις δουλειές που έχει κάνει και από βιντεάκια που τον έχω δει. Είναι από τους πιο ταλαντούχους, νομίζω, της γενιά του και πραγματικά το θαμάζω. Είναι μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία και πεχτικά και οπτικά. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρεις κάτι, αυτό που λες δείχνει έναν ορίζοντα, δείχνει φως στο τούνελ και αυτό το φως στο τούνελ που δείχνει δεν είναι το τρένο που έρχεται να μας πατήσει. Έτσι όπως το περιγράφεις mm -hmm. Οπότε είναι πολύ Αυτό. θετική λοιπόν η στάση Δημήτρη Από τους mm -hmm. νέους ανθρώπους με τους οποίους αναστρέφεσαι Και κυρίως mm -hmm. από το πανεπιστήμιο φαντάζομαι Που είναι η πηγή mm -hmm. νοπυρήνας έχει και, γιο, έχει, και γιο. έχει και γιο Ο γιος του όμως θα πω Ο οποίος είναι μουσικός και εξαιρετικός μουσικός Γιατί και εγώ τον έχω ακούσει ε, Το γιο του ε, Μεγαλώνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον ναι, δεν ξέρω ναι, ναι. αν αυτό μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό Στη δική σας περίπτωση Μάλλον θετικά λειτουργήσε mm. Λοιπόν μεγαλώνεις ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον Από τα υπόλοιπα λοιπόν παιδιά Που δεν ξέρουμε τι προσλαμβάνωσες έχουν Στην περιραίους mm. ατμόσφαιρα που ζουν mm. Τι βλέπεις Τι είναι αυτό που τα κινητοποιεί Τι είναι αυτό που τα βάζει μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον Και αν ε, ε, είναι εξέλιξη θετική Αν υπάρχει εξέλιξη βάση περιπτώσει Τι βλέπεις να γίνεται. Ναι, ναι. Καταρχήν να πω και εγώ ότι έχω την ίδια γνώμη εδώ για τον Αρίωνα, εξαιρετικός. Ε, και η σκηνή και η γενιά του είναι πολύ καλή επίσης. Δηλαδή, ε, Και εγώ όταν ήρθα από Λονδίνο να αρχίσω να διδάσκω εδώ, ήταν πολύ αυτό. Συζητούσαμε έξω πριν να βγούμε μέσα και όλο αυτό, ότι ήταν πολύ μικρή σκηνή, ήτανε... ήταν κάτι καινούργιο βέβαια, ήταν κάτι φρέσκο τότε και το, το βιώσαμε. Ε, yeah. και σιγά σιγά περνώντα οι διάφορες γενιές τώρα μας βλέπουν και όλες ράδιο κάνουν οπότε μπορώ να λέω για γενιές και δεκαετίες yeah, νομίζω, yeah. Πρόβλημα. δεν θα σε εκθέσουμε πρόβλημα και φτάσαμε κάθε γενιά να, να έχει μια φρεσκάδα να είναι περισσότεροι παίκτες yeah. και εγώ είμαι σε επαφή με, τα, με τους νεότερους παίζουν αρκετά παιδιά από τη σκηνή και βλέπω εξαιρετικό ταλέντο. Θα έλεγα δηλαδή, προσεστία, σαν Ελλάδα, σαν χώρα που είμαστε, σαν πληθυσμό, ένα εξαιρετικό. Φοβερό ποσοστό, περίπου. μια μαγιά πολύ δυνατή. Και μια μαγιά πολύ δυνατή, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν. Και, και αυτό και το άλλο που συζητούσαμε και θέλω να το τοποθετήσω είναι και το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή, καλά θα ήταν να είχαμε περισσότερο, περισσότερα σημεία αναφορά στους σπουδέ, εδώ να μπορεί να σπουδάσει θεσμικά την jazz. Γιατί τώρα, έξω και παράδειγμα στο Λονδίνο, μου ο γιο μου, στο Guildhall, ε, υπάρχει το Brexit. Mm. γιο το πρόλαβε, αλλά. Όποιο θέλει να πάει εκεί θα, θα είναι δύσκολο. πολύ δύσκολο. Ε, βέβαια, ναι, οικονομικά. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τρόπου να βοηθάμε ακόμα πιο πολύ τη νέα γενιά, θα έλεγα εγώ. Ναι, ναι, Να τη βοηθάμε πιο πολύ γιατί θα χρειαστεί υποστήριξη. Ένα τύπο Arts Council που να μπορεί να βοηθάει του παίκτε, α πούμε, όπω είναι ο Αρία μα, να κάνουν περιοδία Με, με, με τι ωραίε ιδέε που έχουν, με τα καινούργια πράγματα που έχουν να μα δώσουν. Να του βοηθάει το ίδιο το κράτο να βγαίνουν έξω στο εξωτερικό να παρουσιάζουν. Αυτά που θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, εγώ και το εστιάζω και συνεργάζομαι με μια πλατφόρμα στην Αγγλία, του Tomorrow's Warriors, πάνε εδώ 30 χρόνια πίσω, οι οποίοι μαζεύουν παιδιά από τα γέτο, Afro-Caribbean γέτο στο νότιο Λονδίνο, τον Brixton. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν τόσο πάντων, υπάρχει και φτώχεια. Οπότε του βοηθάνε να μάθουν, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν. Πάμε λοιπόν στη νέα γενιά. Γιφτάκης, μας, λοιπόν, αρίωνα Γκιφτάκη, κοτραμπασίστα. Πε μα λοιπόν, Άριονα. Με τι αφορμή μπαίνεις στη jazz μουσική ε, ο, Ξεκίνησα να παίζω jazz μουσική Και να θέλω να παίξω τη jazz Επειδή πρώτα απ' όλα έβαλα ένα δίσκο Έπεσα σε ένα δίσκο του Άκουσες Μάις Άκουσες ένα δίσκο, ε, ε Έπασα σε ένα δίσκο του Miles ε, Και είπα ότι αυτό Τόσο απλά. Ναι. Τόσο απλά και από τι φαίνεται λοιπόν, από ,τι λέει ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος, πολύ αποτελεσματικά. Ε, και αυτή τη στιγμή πώς οργανώνεις τη ζωή σου ως μελετητής της τζαζ μουσικής. Πώς περνάει, ποια είναι η καθημερινότητα και η ρουτίνα δηλαδή ενός παίκτη από την τζαζ μουσική. Εγώ δεν μπορώ να εύκολα να... Ε μοιράσω σε στιγμές την ζωή μου, οπότε δεν μπορώ ακριβώς να πω τώρα σαν στιγμή του αλλιώνα τώρα τι γίνεται γιατί έχει μία σχέση από, την... από που έρχομαι και από εκεί που έρχομαι ε... είναι ο τρόπος που μου έμαθε ένας άνθρωπος να μελετάω αυτή τη μουσική, να την ακροάζομαι και να την ε... συναντώ κάθε μέρα μέσα σε μία συνεχή διάρκεια από πού έρχεσαι? Ε, από τη διδασκαλία ενός ανθρώπου που λέγεται Σύλβιο λεγεται συλβιο ο οποίος ε, έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα για την για την τζάζ και ευτυχώ τον συνάντησα είχα την τύχη να τον συνάντήσω και τίπλα του μαθήτευσα και, Ακόμα είμαι κοντά του και κοντά στο όραμα που ο ίδιος συνεχίζει ακατάπαυστα να φτιάχνει και ο οποίος πάντα κοιτάει, σε, κοιτάει πάντα τις νέες γενιές, πάντα φρέσκες νέες γενιές πώς να τις ενδυναμώνει και πώς να τι εμπνέει μέσα σε όλο το γίγνεστα που λέγεται μουσική. Πόσο όμορφα λόγια για τον δασκαλό σου Πόσο περήφανος και πόσο χαρούμενος θα ήταν Ελπίζω να μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Σιλβιοσύρο Και εμ, έτσι όπως το λέει Έτσι όπως το θέτεις λοιπόν Όπως και οι περισσότεροι σήμερα Τελικά αυτό κατέθεσαν Είναι ένας τρόπος ζωής Όλο αυτό που σας συμβαίνει Στον κόσμο της τζάζ Είναι ένας τρόπος ζωής Έτσι δεν είναι Ναι ε, Και εδώ απλώ. Η τζαζ, αν πραγματικά γίνει τρόπος ζωής, ε, δεν διαχωρίζεται και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς τρόπος ζωής. Μπορούμε απλώς να πούμε ότι είναι η ζωή. Και αυτό αποδεικνύεται και από πολλά πράγματα που αφορούν και τη βιολογία, τη σύγχρονη και τις... όλες τις ε, νέες μορφές, ας το πούμε, επικοινωνίας, επιστήμης, με τη τέχνη και τη ανατολική φιλοσοφίας. Οπότε από ότι το να κάνει κάποιος είναι σαν να ποτάει μέσα στη ζωή οπότε δεν γίνεται τρόπος ζωής είναι ζωή μάλιστα ε, η μουσική σου ταυτότητα είναι ταυτότητα που προέρχεται και από σπουδές ε, οδιακού τύπου είναι ταυτότητα που προέρχεται από το αυτοδίδακτο κομμάτι τι γίνεται με αυτόν τον συνδυασμό για πες μας λίγο ε, εμένα... Θα πω το εξής, η ταυτότητα με την ομοιότητα έχει μία τεράστια διαφορά. Η ταυτότητα βασίζεται σε μία γεωμετρική διάθεση, ενώ η ομοιότητα έχει να κάνει με αισθητικά κριτήρια. Ε, άρα, εγώ έχω ομοιότητα με αυτούς που με έχουν εμπνεύσει γιατί τους θαύμασα και τους θαυμάζω και με εμπνέουν ακόμα και συνεχίζουν. Και η μου, η βασική μου σπουδή, αφορά αυτόν τον άνθρωπο και το, το όραμα του. Ότι αφορά έναν ευνευστή μέντρο, ο οποίος συνεχίζει να είναι εκεί και ήταν πάντα εκεί. Οπότε δεν είναι ακριβώς οδειακές. Ήμουνα στο ατεναίου, γιατί εκεί είχε την πρώτη σχολή, ε, την είχε φτιάξει την τζάζ σχολή. Εγώ είμαι από Καλαμάτα, οπότε μαζί του έκανα στην Καλαμάτα. Ε, και οπότε δεν έχω κάποια ακριβώς ο ή Έχω σχέση με τη μουσική. Έχω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, μάλιστα, εξαιρετικό. Και πώς οραματίζεσαι τη ζωή σου ή το κομμάτι αυτό της μουσικής του αυτόντητας λίγο καιρό μετά από τη στιγμή που συναντιόμαστε σήμερα. Ε... Ωραία. Έχεις... το έχω... Παρακέδιο, όνειρο που θα απλώσεις το χέρι σου να το φτάσεις ε... Μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι από... τα έχω απλώς mm. Και όραμα έχω Αν... Αν γίνει ακριβώς αυτό Θα μπορώ να το πουλήσω Αλλά επειδή δεν είναι αυτό Και είναι θαμπό Και ταυτόχρονα καθαρό Απλά θα συνεχίσω να μπορέω Όμως προς αυτό Πολύ Πολύ Ωραία απάντηση, σχεδόν διπλωματική θα έλεγα Πάμε λοιπόν, έχουμε περάσει κατά πολύ το χρόνο μας Είμαστε εδώ με το σταμάτη Πάρχα, στη δομσόλα Στο μεταδεύτερο, στο μαραθώνιο Στο ραδιομαραθώνιο τζαζ που από τις 10 το πρωί έχει ξεκινήσει Και νομίζω έχουμε περάσει το χρόνο μας Αλλά είμαστε τόσο καλοί παρέα που δεν θα φύγουμε Βάζουμε μουσική και είμαστε εδώ για το κλείσιμο αυτής της ημέρας με τους φίλους μας, τους καλεσμένους μας και με τον Τάσο. Είμαι η δέσποινα σου Γιούλ και σε λίγο είμαι εδώ πάλι μαζί σας. ξανά λοιπόν πίσω και Αρίωνα γυφτάκι, κάτι μας έχει κρύψει. τόση ώρα είπαμε πολλά, θέλουμε λοιπόν να μας πεις που θα είσαι την επόμενη εβδομάδα. την επόμενη εβδομάδα; ναι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι δεν ξέρω θα είμαι ε, α, έχουμε ένα έχουμε ένα παίξιμο με τον group, που έχουμε το σπάρει στην... στο zigzag του στο Βερολίνο, εκεί θα είμαι μάλιστα δεν είναι τόσο απλό όσο θέλεις να μας το παρουσιάσεις. Ε, πραγματικά, <laughs> έχουμε μείνει άναυδη. Γιατί λοιπόν είστε σε ένα φεστιβάλ η, η ελληνική συμμετοχή. Ναι, είμαστε η ελληνική συμμετοχή στο, στη, στο φεστιβάλ της Τεχνοπολής. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, πολλά συγχαρητήρια. Δεν είναι καθόλου απλό. Ε, νομίζω ότι το ότι ο Αρίωνας με την ομάδα του λοιπόν θα είναι στο Βερολίνο είναι το πιο χειρό μήνυμα για να δούμε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και τι θα γίνει μελλοντικά με την jazz μουσική στην Ελλάδα. Κάτι καλό, όμορφα πράγματα έρχονται, ίσως τα καλύτερα να έρχονται λοιπόν τώρα και σιγά σιγά λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στον Τάσο που ήταν εδώ παρέα μου από τις 10 το πρωί σε αυτό το ραδιομαραθώνιο τζαζ στο μεταδεύτερο, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αρίωνα από αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ Κοντραμπασίστας Αρίωνας Γιφτάκης Το Δημήτρη το Βασιλάκη Φίλο, ε, πολύ σημαντικό μουσικό Συνθέτη, τον Κωνσταντίνο το Μητρόπουλο ε, Κιθαρίστα Συνθέτη ε, Όλοι τους έχουν Εκτός από τη μουσική του ταυτότητα Εκτός από το μουσικό τους ζώδιο Κωνσταντίνε Έχουν και μια κουλτούρα και μια καλλιέργεια Και ένα πολύ ιδιαίτερο Αξιακό έτσι, σύστημα σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν εδώ και εγώ θα αποχωρήσω λέγοντας το εξής Μία πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για το μεταδεύτερο Σήμερα συνέβη, τελειώνει, λυπάμαι που τελειώνει αλλά ε, οι αντοχές επίσης λίγο έχουν αρχίσει και μας αφήνουν ε, θεωρώ λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα Μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και εμπειρία και για μένα Ελπίζω να περάσατε και εσείς καλά Να πέρασαν και οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ στα μικρόφωνα του μεταδεύτερου καλά Και κλείνοντας να πω ότι Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα σου απλώνει το χέρι Εσύ θα του απλώνεις το δικό σου και θα προχωράτε παρέα Τάσο ευχαριστώ Να είστε καλά Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο να κάνει το, κλείσιμα, το κλείσιμο okay. και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από μένα, τέλος. Τάσο, η σειρά σου. Ε, ας μιλήσω πρώτα οι, οι καλεσμένοι μας. Συγγνώμη, μίλησα από μακριά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους που είναι εδώ ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. μπροστά μου. Ήταν ε, μια πολύ υπέροχη ε, η μέρα δεν ήταν βράδυ και συνήθω το βράδυ παίζεται η τζάζ Δεν πειράζει όμως την κάναμε τη, τη νύχτα, okay. την κάναμε μέρα ή τη μέρα-νύχτα, τέλος πάντων Πέρασαμε πολύ όμορφα, ακούσαμε διάφορες γνώμε, μιλήσαμε για τζάζ, ακούσαμε κομμάτια Ήταν πολύ όμορφο Ελπίζω να επαναληφθεί Και σε, κάποιο, σε κάποια άλλη κατάσταση εγώ υπόσχομαι Ότι θα το κρατήσουμε και 24 ώρες και παραπάνω Γιατί όχι. Δεν είναι κακή ιδέα τι λε, Δημήτρη. Ναι, ναι. βέβαια Θα χρειαστούν διάφορε. Κάτι να έχουμε να πιούμε, Αυτό ναι. Θα τα προβλέψουμε όλα. Μην ανησυχεί. Καφεντάκια, τέτοια πράγματα το 24ωρο. Σα ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και με σε ευχαριστούμε. Μπρόκεν εμπλου από του Πάιρτ. Και τέλο. Καλή σα νύχτα. Γεια σα.